και σου αγαπητοί φίλοι, είμαστε στον αλπέτου 14.00. Και λέω: Είμαστε γιατί κάθε βράδυ είμαστε πάρα πολύ around the world. και σήμερα που στην Αθήνα έχει αρχίσει το κρυάκι Στην Νέα Υόρκη μου στέλνανε χτε live. Κάτι φίλοι, βιντεάκια σήμερα είδα 30 πόντι στο Central Park. Σφίγγουν τα γάλατα στην Ελλάδα έχει αρχίσει και χιονίζει. Παρνασού Περτούλι τρίκαλα προ τα πάνω. Επιτέλου καλά είναι. Χρειάζονται και αυτά. Και δεν έκαναμε τι δύο εκπομπέ σήμερα που έπρεπε να γίνουν στο πρόγραμμα του Χρήστο τον Κωνσταντόπουλο τη 7 και τον Διαμαντάρα τη 8, διότι γίνονται διάφορα στο κέντρο τη Αθήνα. <coughs> Συγγνώμη, και του πήρα τηλέφωνο, ειδικά ο πιλότο έρχεται από μακριά και λέω δεν υπάρχει λόγο τώρα για μια ώρα να έρθετε εδώ και να έχουμε τίποτα τράβαλα να σπάσουμε καν αυτοκίνητο το κίνητο λοιπά έβαλα επαναλήψεις υπήρχε και ένα κενό γιατί ήμουν έξω έβαλα και λίγο Γρηγορίου έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα, αυτό είναι ευχάριστο και λέω να κάτσω να κάνω σπίτι τώρα δεν κάθομαι να πούμε καμιά κουταμάρα εδώ πέρα να περάσει ωραία μου λένε από Θεσσαλονίκη τώρα καλησπέρα Θεσσαλονίκη Πάρα πολύ κρύο Θεσσαλονίκη Λοιπόν Και λέω να κατέβω, να κάτσω Να βάλουμε λίγη καλή μουσική Υποτίθεται Να πούμε τίποτα Κάποια νέα, κουτσομπολιό Ερωτήσεις, ζητήσεις, απορίες Εγώ δέχομαι και παρατηρήσεις Και για να αυτοβελτιώνομαι Και να βελτιώνουμε και το Σύστημα εδώ που λέγεται Albedo 14 Και γι' αυτό στην ανάρτηση έγραψα Όποιος θα κάτσει μέσα σήμερα Παρασκευή είναι, κάποιοι βγαίνουν Άλλοι δεν βγαίνουν, εντάξει Να είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα Να πούμε διάφορα και για να δώσω το στίγμα μου εγώ είμαι εδώ έχω χαμηλώσει πά πολύ το φωτισμό έχω ένα πορτατιφάκι μόνο για να βλέπω την κονσόλα και επειδή κάνει και κρύο σήμερα δεν έχει ε, πως το πω στρίπ θα είμαι ντυμμένος ακόμα δεν αρχίσουν να μου γράφουνε και θα μας ξημερώσεις αυτή είναι αυτό το πράγμα Φοβισμένοι όλοι είναι Γιατί είπα εγώ να μην πας για ύπνο Ότι ο Ραγουστάρης δηλαδή κατάλαβα Αλλά αν μας τρώει κόλλα σου για κουτσομπολιό Μην μας λες ότι φταίω εγώ Εγώ κοιμάμαι το πρωί Και λέω αντί να πάω για ύπνο Δεν πάω να κάνω μια εκπομπή Σας παρακαλώ Την κατάσταση είναι αρθήρα παιδί μου Για όλα φταίω εγώ για όλα φταίω εγώ Δηλαδή Με έχει ξεπεράσει αυτό το πράγμα Τον παπά θα τον φέρω τα σούλη μου Καλησπέρα σε όλη την παρέα τη μεγάλη Από παντού Από τα Φιλαδέλφια, το Λαύρι, το Ιωσανί Από τις Αχαρνές βλέπω εδώ Από τη ε, Σερβία Από τη Λάρισα, από την Πάτρα Το Χαϊδάρι Από όλο τον πλανήτη είμαστε εδώ από τον πλανήτη. Είναι μέσα φίλοι Από του Καναδά, από την Αμερική, από την Αυστραλία Καλημέρα στην Αυστραλία, την Κύπρο Ετοιμάζομαι να κατέβω με τον Γρηγορίου τη Φίλη Από την Αγγλία, από την κεντρική Ευρώπη Από τα Βαλκάνια Θα πω μερικά πράγματα αντί να περιμένω έτσι Χοντρικά θα Να κάνω τη Σούμα Τέλος του έτους Εντάξει λίφτες, εγώ για όλα, εγώ Λοιπόν Θα πω μερικά πραγματάκια για το πρόγραμμα κλπ Μετά μπορείτε να ρωτάτε του θέλετε, δεν έχω πρόβλημα, απαντάω Και καλησπέρα στη Λίμνο, τον Γιώργο το φίλο μα. Και αυτό που θέλω να πω καταρχήν είναι ότι αύριο μεθαύριο Γιατί πρέπει να πετυχαίνω γιατί τρέχει αυτό και με εξυπηρετή χρόνια τώρα και χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε Αλμπέντο ο Χριστός ο Σνόου ο και Χιονισμένος όπου θα αναρτήσουμε στη σελίδα program, το καινούριο πρόγραμμα sorry όσο έχει αυτή τη στιγμή και αν γίνει θα γίνει μια ε, καμιά καινούρια εκπομπή όλα τα άλλα είναι ok το ξεσκαρτάρισα το τοπίο μου έχει φύγει η ψυχή το ξεσκαρτάρισα όμως Λοιπόν, αρχίσω από τα γνωστά. Δευτέρα 8 έχουμε Τζάνι. Στι 10 έχουμε την Νάντι. Θα την βγάλουμε και στον αέρα μετά. Διότι έχει έναν super extraterrestrial καλεσμένο τη Δευτέρα. Έναν αστροφυσικό κοσμολόγο από το MIT. Δευτέρα το βράδυ. Στηθείτε. Νάντι στι 10. Λοιπόν, η Τζάνι έχει δεύτερο μέρο καλόπουλο στι 8. Πάντα μιλάμε για τη Δευτέρα. Την τρίτη είναι σταθερά ο Γρηγορείος 6,5 και έχει μπει ξεκίνησε ήδη ο Γιανουλάκης στις 9 από Θεσσαλονίκη ο οποίος πάγκια τα ταμεία οφείλω να πω και μόνο αν δεν συνέβαινε αυτό γιατί είναι ο μόνος μάλλον από αυτούς που έχουμε εμείς εδώ εγώ δηλαδή που το κομμάτι που λέγεται άγνωστο, πανταστικό περίεργο παράξενο, μπερδεμένο με Ουσιολογικά θέματα κλπ. Είναι ο Πριτάνη Αρτο λοιπόν. Κάθε Τρίτη για Νουλάκι 9 η κουμπούνη σταθερά Τετάρτη στι 8 το βράδυ. Μετά τι 10 βάζω όπω το λένε ναι, επαναλήψει. Αλλά θα δούμε. Τα βγαίνει κανεί από το Βόλο ή από την Κύπρο. Θα, τη, θα βάλουμε άλλη μια εκπομπή στην Τετάρτη. Η Πέμπτη που είναι πάρα πολύ καλή μέρα και έχει ανέβει πάρα, πάρα πολύ και έχει ανεβάσει το μεσόωρο του. Του σταθμού, αγαπητή φίλη, η Μέτρη, οι δύο εκπομπέ της Πέμπτης και ο Γιάννουλάκη ε, έχουν εκτινάξει το μέσο όρο του σταθμού. Λοιπόν, ο Γιώργο ο βγαίνει σε νέα από τη Λίμνο, απευθεία, και μετά ακολουθήκα τι μισή ο Όμηρο ο Ερμίδης από το Λαύριο. Και ο Παρασκευή είναι ο πιλότο, ο Κωνσταντόπουλο, κοινωνικοπολιτικά θέματα πάντα έχει, είναι τσαντισμένο αυτό με την παιδεία και την κατάσταση που επικρατεί στι και στι 8 βγαίνει ο Διαμαντάρας λοιπόν και την Κυριακή αγνωστοί επισκέπτε όπου τη συγκεκριμένη Κυριακή είμαι θα αύριο αγαπητοί φίλοι θα μας κάνει την τιμή να είναι τηλεφωνικά βέβαια από την Κρήτη ε, στο στούντιο ο Μινάσο Τσικριτζής και θα μιλήσουμε για το κρυτομινοϊκό πολιτισμό γραμμική αλφαβήτα κλπ. πάρτε στη Λόμου Ολύβια, να μου γράφτε ερωτήσει να του τις λέω είναι από του δύο-τρει-τέσσερι στον πλανήτη που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Έλα ναι, μόνο καλησπέρα. Ε, έτσι όπω σου νομίζω ότι μπορεί να παίρνει μία-μία. Ε, ε, ε, μία. Σε έχει αριθμίσει. εγώ άλλη εδώ. Για να τη περνάω στο σκληρό. Αυτό σαν μια μία-μία. να την 50, την 60, την 57, την 102. Δεν καταλαβαίνω τι μου λε, δηλαδή, Πώ μπορεί να σου μπλοκάρει το σύστημα, θα του το πω αύριο. Και επειδή θα φτιάξουμε και το πρόγραμμα, αυτό που ακριβώ διάβασα και οι εκπομπέ είναι 2, 4, 6, 8, 10, εβδομαδιαίω 40 το μήνα. Δεν λέω τώρα τι επαναλήψει, θα του το πω. Και ότι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω. Έχουμε αφήσει πολλές πίσω για πρέπει να τις ανεβάσω και του παντελή που μου ρωτάνε και του Γρηγορίου κυρίω και λοιπά. Οι άλλες που είναι του, τον αγμός των επισκεπτών, τις ανεβάζει κατά σειρά, δεν ξέρω, δεν το, δεν το ξέρω αυτό το έργο. Εγώ είμαι τεχνικά, είμαι άσχετος και γι' αυτό και εδώ άμα χαλάσει κάτι δεν κουμπάω κουμπί για να μην γίνει καμιά ζημιά γιατί ό,τι πατάω άρα. Γι' αυτό το λέω γιατί πολλοί φίλοι μου κάνουν βίντεο από το Messenger και το κλείνω διότι οκ ε, okay, το καταγράφω θα του το πω για αυτό που μου να αμα λοιπόν το κλείνω διότι δεν μπορώ να μιλάω από αυτό τον υπολογιστή βγαίνει αέρα, οπότε γι' αυτό ρίχνω την κλίση λοιπόν το τοπίο έχει ξεκαρτάρει. Έχω περάσει από 40 κύματα τώρα 4 χρόνια. Έχουν περάσει από εδώ ασύλληπτα άτομα με την καλή έννοια. Το λέω λίγνα. Και έχουν γίνει και κάποιε τσάκε. Κάποιοι δεν μπορούσαν να βγάλουν μια σειρά εκπομπών μετά από 10-15 δεν είχαν θέμα. Άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώ. Άλλοι δεν μπορούν να εκφραστούν στο μικρόφωνο. Ξέρω άτομα που έχουν τεράστιε γνώσει σε διάφορα θέματα. Και του έχω κάνει κουβέντα γιατί λέει, δεν έρθει να κάνει μια εκπομπούλα το βράδυ. Αυτό, αυτό μου λέει δεν μπορώ να ανοίξω, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα του. Τι θε, ρε τι ακούμε, παιδε. Μια έκτακτη εκπομπή που κάνει κρύο αγόρι μου εδώ και αντί να κάτσω σπίτι μου είπα να έρθω εδώ να κάνουμε κουτσουμπολιό. Αυτό ακούει. Λίβε. Λίβε. Μπράβο, τάσο σου παρακαλώ, διορθώνε με. Λίβε. Λοιπόν. Lieve ναι, Γιώργος όλο Έχω κάτι κι εγώ και το παίζω μόνος μου Όλοι οι άλλοι το παίζουν σε ορχήστρα Δεν μπορώ της ορχήστρας Είμαι μοναχικό άτομο Μουσικά θα βάζω, έχω χρώματα ροκές και περνώντας η ώρα θα το κάνω λίγο πιο μπαλάντα και μετά λίγο πιο μπλούς, να μην πιάσουν και τα νεύρα μου. Είναι και αργά, έχει κλείσει το κέντρο, το ετοιμάζουν αύριο για να το κάψουν και είναι σαν τα μνημόσυνα πριν βάλεις το, το αυτό, υπάρχει μια ησυχία. Υπάρχει μια ησυχία, κράω και μετά μπουρλώ Ναι, ο Δησεά μου αυτό που πήγαινα από τώρα είναι: Δεν την έχω δει, μου πανε κάποιοι φίλοι που την είρα. Την είναι πάρα πολύ καλή για αυτού που γουστάρουν αυτό το θέμα. Και ω ανού πρέπει να πάμε να τη δούμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE You just keep losing I'm and losing I'm all right He's all I'm right. Right. he's I'm gonna all right He's no yeah, defeat yeah. I just gotta get out of this, this prison cell. cell One day I'm gonna be free, Lord Find me somebody to love Find me somebody to love Σου είπα, Αδύσσεα μου, δεν παίζω με τα κουμπιά, αγόρι μου Είμαι μοναχικός τύπος εγώ Έτσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με Κάνη και κρύο απόψε Λοιπόν, αυτό που να πω τώρα, επειδή δίξε ο στο τοπίο Και έχω βρει και την μου, γιατί εγώ κυρίως, να ξέρετε εδώ βάζουμε όλοι οι τσέποι μας. Άμα δεν με για αυτό που κάνω, γιατί να κουράζομαι, γιατί να ξενυχτάω, γιατί να επίσταμαι ακριτικές από διάφορους στα τσάτ και για να έρχεται ο άλλο εδώ να κάνει την πλάκα του στην πλάτη μου. Δεν γίνεται αυτό. Το κάνω πάντα μου. και όταν έρθω στα ωριά μου λέω stop, τέλος. Συν διάφορα. Λοιπόν, με 5 εκπομπέ τη βδομάδα λιγότερε γιατί ήμασταν γύρω στι 15. Με 5 λιγότερες του τεστ την 20 το μήνα έχω διπλασιάσει. Να μην υπερβολικό, στο τέλο του έτου θα είναι διπλάσια. Έχω ανέβει 40% στα στατιστικά μεγέθη όλα ό,τι μετράω. Πώς συμβαίνουν ε, τα χτυπήματα, τον κόσμο στο σύνολο κλπ. κλπ Τι μετρήσει από... Ανά τον κόσμο που υπάρχει ένα σερβερ και μπαίνω και βλέπω σε ποια φάση είμαστε, ως Αλβέντο. Οπότε με λιγότερες εκπομπές πάμε καλύτερα και εμείς έχουμε εκπομπές το βράδυ. Αθλητικά δεν έχουμε δημοσιογραφία, δεν έχουμε δεν παρλάρωμε από το πρωί, μόνο το βραδάκι. Και είμαστε πάρα πάρα πάρα πολύ ψηλά στον πλανήτη. Πάρα πολύ ψηλά στον πλανήτη. Και έχει ανέβει ε, πάρα πολύ... Μα πάρα πολύ η ακουστική μας, η ακροματικότητα, δηλαδή, από το εξωτερικό. Δηλαδή από 10% έχει πάει στο 30-30 τόσο. Το 1 τρίτο των ακροατών είναι από το εξωτερικό. Και βλέπω τελευταία και κάτι σήματα απίστευτα. Από Μαδαγασκάρι, από Κολομβία, με πήρε και ο Μιχάλης ο φίλο μας. Δεν ξέρω αν αυτό που είχε βγάλει ένα κανάλι μεγάλο για ένα επιχειρηματία που είναι εκεί στην Κολομβία, στην Ποκοτά που και είναι και καψούρις με το Γρηγορίου ο τύπος, ο Μιχάλης και αν με ακούει, ας πάρει ένα τηλέφωνο βγάλω στον αέρα, μας πει ένα χαιρετισμό <Συσχεία> Λοιπόν καλή ζώσουν, μπαίνουν μέσα τώρα Λοιπόν, αφού πάνε καλύτερα τα πράγματα και γίνανε και οι προσθέσεις αυτές, Γιώργος Ατυλίμνο, Όμηρος, Γιαννουλάκης και φρέσκα πράγματα ακούμε, καινούρια, διαφορετικά και ξέρω και εγώ ποιοι είναι απέναντί μου και έχω και το κεφάλι μου ίσω γιατί εγώ είμαι ομαδικός, είμαι τις παρέας και άμα δεν τη βρίσκω πάω σπίτι μου και κοιμάμαι, δεν γουστάρω γάναν. Στο Κωστάκι, ο Φιλαδελφιά, καλή Έχει το πρόγραμμα εξαιτία. Σε επομένω, είχα τη πήγε τρίτη σε άλλη διάσταση. Ναι, μα αφού είναι σε άλλη διάσταση, δεν πήγε. Είναι λοιπόν σε... αυτό, ε, πήγε σε άλλη διάσταση. Είναι σε άλλη διάσταση. Κωστάκι. Και κάθε τρίτη θα είναι καλύτερα διότι θα, το, θα στήσει στούντιο εκεί για να βγαίνει μόνο του και να παίζει μπάλα μόνο του και τις μουσικές γιατί με το τηλέφωνο έχει και αυτός μια δυσκολία δεν την απολαμβάνει την εκπομπή και έχω κι εγώ μια γιατί δεν τον έχω απέναντί μου αν τον έβλεπω και είμαι στην τζίτα πότε θα σταματήσει για να μπορέσω να βάλω κομμάτι Παρ' όλα αυτά επειδή έχει εμπειρία του άτομο και είναι και αυτά που ξέρει από τους στην Ελλάδα για αυτά που ξέρει τα περίεργα ε, γι' αυτό τον κουστάρτε και εσείς εγώ έχω την τιμή και τη χαρά και την ικανοποίηση και την τύχη με αυτού όλους να συναναστρέφομαι με το πιο κοντινό χρονικά που γνωρίζω 10 και το πιο μακρινό 30 χρόνια δηλαδή από το 8, μέχρι το 2008 Μέχρι το 1985 <coughs> Όταν ξεκινήσε έτσι Αυτό το ταξίδι ε, τη αναζήτηση Από όλους Λοιπόν Απάντησα νομίζω στην ερώτηση πριν Του φίλου για τον παπά Ο παπά θα έρθει το Δεκέμβριο τον παπά τον έχω γιατί είναι για δύσκολο να έρθει χρειάζεται ολόκληρη ε, operation ολόκληρο να οργανώσουμε για να έρθει είναι 85% παρά του Σωτάκης και δηλαδή για να βγει από το αυτοκίνητο το βάλουμε στο καροτσάκι ενώ βάλουμε μέσα από το πεζοδρόμιο θέλουμε ένα τετάρτο. εδώ και ένα τεάσπιτο μισή ώρα και μισή ώρα να έρθει μία αλλά δηλαδή είναι δύο ώρε εργασία να έρθει ο Σωτάκης εδώ αλλά θα έρθει μέσα στο Δεκέμβριο οπωσδήποτε. Και επί ευκαιρία λέω ότι την Κυριακή έχουμε μινάτσι κριτζή. Θα μας κάψει τα μυαλά. Ε, το κομμάτι που μου είπε μένα σε ένα καφέ που πίναμε πριν 10 που ήταν εδώ, για το τι θα πει Μέλισσα σε οργάνωση σε κοινωνία και τα σύμβολα που έχει απάνω η μέλισσα σαν τις στο κεντρί και κάτι ε, πιτσιλιές στα πτερά λοιπά και τα πει θα φύγω μόλι είναι το κάτι άλλο, έβγαλε ένα καινούριο βιβλίο ο Δίας ο Χάχαλη, εις το λεπτό μου Αφήνεις την ησυχία μου, λοιπόν, ο Χάχαλης, μου λέει, είμαι εδώ κάπου να περάσω Ο Χάχαλης τεράστιο, τεράστιος, να μπείτε να χτυπήσετε Χάχαλη Αλέξανδρος, είμαι λατινικά, είμαι ελληνικά Μουσικός, συνθέτης, ελληνάρα, συνθέτει μουσικές για ελληνικά ντοκιμαντέρ που, Με animation, όπω είναι η μάχη του Μαραθώνα και τέτοια και άμα έρθει θα πιάσουμε λίγο την κουβέντα για να μην μπαρλάρω να το γνωρίσετε όσο το ξέρετε και να βάλουμε και μερικά κομμάτια του να ψάξω να βρω είναι καταπληκτικό άτομο είναι κολλητός του Καλόπουλου και όχι μόνο και ήταν μαζί σε ένα συνέδριο που έγινε προμηνών στην Θεσσαλονίκη Τσικριτζής 8 ώρα Ελλάδο Οδησσέα μου ναι σάγνωση εκεί 8 8 και 10 θα ανοίξουμε μικρόφωνα. 8 και 4 το αργότερο. Ε, θα έρθω εδώ να ανοίξω μικρό, να ετοιμάσω μηχανήματα κλπ. και να το κάνω ένα τηλέφωνο και θα μιλήσουμε την Κυριακή. Ε, πιο μετά. Θα είναι στο σπίτι η Νάντι. Τι ωραία τώρα. Είναι Α, ωραία. Θα τη βγάλουμε στον αέρα να ακούσουμε τη φιλενάδα μας την Κρήτη να μας πει τι έχει τη Δευτέρα. Έχει τον κύριο Μινά Καφάτο, καθηγητής αστροφυσικής και κοσμολόγος του Πανεπιστήμιου Κορνέλ. Εκεί ήτανε και καθηγητής ο Κατ Σάγκαν και διδάκτορ του MIT. Θα μας κουφάνει πάλι Φιλενάδα μα, Και Να πούμε εδώ Για τους φίλους που ενδιαφέρονται Και πολλοί με έχουν ερωτήσει κιόλα Για τον Αριστεά Ο οποίος παρουσιάζει Ένα βιβλίο Την Τετάρτη Θα το ξαναπούμε βέβαια 5 Δεκεμβρίου Σε 7 το απόγευμα 5 Δεκεμβρίου Τετάρτη στην αίθουσα τη εταιρεία πυροτικών μελετών Παρασκευοπούλου 4, το βιβλίο του λέγεται. Μισό λεπτό να το δω, γιατί μου το, το έχω ηλεκτρονικά. Ελλά Έλληνε, μισό. Ελλάς Έλληνες Αρχέγονη Πρωτολαλιά Γλώσσα Διάλεκτη Ιδιώματα Λοιπόν Και να σας πω Και ποιοι τα παρουσιάζουν Γιατί το παρουσιάζουν φίλοι που είναι Εδώ Στον Αλμπέντο Και είναι Πρέπει να ακούμε τα όνοματά τους Να τιμάμε τους ανθρώπους που μα τιμούν εδώ Θα Μιλήσει ο Γιώργος Ολεκάκης Ο κύριος Δημήτρης Ανάσουλας διδάκτορα Γλωσσολογίας Η Μαρία Ειτζάνη Θα είναι εκεί Στην Εταιρεία Επιρωτικών Μελετών Θα τα πούμε εκεί πάλι Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου Να τιμήσουμε τον Αριστεία Επίσης έγινε ένα καταπλητικό βιβλίο Γιατί όπως είδατε και τι έγινε με το βοροπηρετικό Βαλόμεθα Πανταχώθεν Αφήνω λίγο το κομμάτι να τρέξει Για να πάω να ανοίξω του Αλεξάνδρου Και επανέρχομαι Get on the run, baby If that's the way you want You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running. And you need never look back again. You take it on the από τη φίλη 104, διλιακό, μια εκπομπή χωρίς ε, τίτλο εκτάκτη λόγω κρύου και δεν είχατε να κάνω και λέω αντί να βάζω επαναλήψεις ας πάω να κάτσω στο γραφείο και να μιλήσουμε και ευχαριστώ τους φίλους όλους που είναι μέσα τώρα λοιπόν με ρωτάει ένας φίλος ε, δεν θυμάμαι και από που είναι που μπορεί να ακούσει την εκπομπή που είχα τον Παντίδη και το Ιαννουλάκι αν ανεβασμένε. δεν είναι στα files Τις έχω παίξει Δευτέρι μου ε, Επαναλήψεις Μπορώ να Από Δευτέρα να σου πω πότε θα την ξαναβάλω Και αν θα έχει ανέβει Μέσω Σαββατοκυριακού θα το ξέρω Να βγεις να την πάρεις από εκεί ε, ο Τσικριτζής να το ρωτήσω τι σημαίνει το επίθετο του άμα το θυμίσεις την Κυριακή εννοείται δεν θυμάμαι από τώρα δεν ξέρω ακριβώς αλλά άμα το θυμίσεις στην Κυριακή να το ρωτήσω Είναι να γράψει το χαρτί, το όνομα του συγκριτή. Σήμερα καλά σου το, ε. Μολύβι. Έχει ένα ευρώ. Εσύ καλά. να καλησπέρισει τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο στη Ρόδο, mm. είναι υπηρεσία και ακούει τι καλησπέρε μα και πέφτει μα πώ ο εκεί. Αν έχει κρύο, εάν το Αιγαίο φυσάει, εάν και από την Τουρκία. Δηλαδή όλα αυτά τα φοβικά που βλέπω κάθε μέρα στην τηλεόραση και τρέμω συνέχεια είμαι πάνω από τη λεκάνη τη τουαλέτας τελείως δηλαδή στο χιόνι έτσι Κωστάκη δεν επανάληψη είπα να μην κάτσω σπίτι γιατί ο τραγούδι λέει θα κάτσω σπίτι ο Κελαϊδόνης εγώ είπα μην κάτσω σπίτι και είπα να έρθω εδώ να λέμε διάφορα να ρω... Μπορεί να με ρωτήσουν για τίποτα οι φίλοι Ξέρω εδώ έχει κόσμο μέσα Ψύχρα κάνει Λέω δεν πάω να Λέω ότι μου κατέβει ας πούμε Λέω είναι ένα παράδειγμα Λοιπόν α, Τι θέλω Προσέχτε το δούλεμο να πάει σύννεφο, αύριο όσοι δεν έχετε δουλειά μετακινηθείτε τα σπιτία στο κέντρο μην κατεβείτε, έχουν αλλάξει τα δρομολόγια των τρόλεϊ από σήμερα. Αύριο θα τα κάψουνε, οπότε μη σας πάρει και εσά η μπάλα και γίνετε λαμπάδες. Εδώ είμαι, 514.com εκτάκτο έκτακτα, παραμονή του Πολυτεχνείου, αύριο εγώ θα αρχίσω να κλαίω με πάρα πολύ δάκρυ, για... μιλάμε για δάκρυ, μεγάλο ρε παιδί μου, έχω πάρει και μαντήλια, έχω πάρει και ένα τραπεζό ε, εάν θέλετε και πετάξει και μια πρόταση, να ανοίξουμε κανένα κουβέντα, είμαι εδώ. Σε λίγο θα πάρω την Νάτι τη φίλη μου να μας ενημερώσει για το πρόγραμμα της Δευτέρας συγκαταπληκτικό με τον κύριο Μινάκα Πάτο που έχει κοντά της και σε δύο-τρία λεπτά θα ανοίξω και μικρόφωνο μια και πέρασε να με δει ο μου στον κύριο Αλέξανδρο Χαχαλή και θα κάνω μια κουβέντα όχι τίποτα άλλο έτσι για να πάρει τα πάνω του και να μας πει και να για όσοι το ξέρουνε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό άτομο, διοργάνουν πράγματα χωρίς να φαίνεται. Είναι κολλητός με τη Τζάνη, με τον Γκαλόπουλο, με όλα αυτά τα άτομα, τα, τα τίποτα. <συσοκλή> Σκέπτη το φίλο μου εδώ πέρα να με δει εγώ τρόμαξα Γιατί λέω μου τι μπέσανε Τέτοια μέρα εκεί με τα πολυτεχνία Είλπα τι κάνεις αγόρι μου Εύκολα τρομάζεις Έ, Είμαι ευαίσθητος Να <χαι> ε, φοβάμαι <χαι> Νύχτα μόνος μου γυλάτε, Αφού έχει βγει στη γύρα στην περιπέτεια Και Τι σχέση έχει περιπέτεια με το φόβο Δεν εμπνέει φωνή σου φόβο Γιατί με τη φωνή περπατάω Βλέπετε δηλαδή ακούνε τη φωνή μου, ουριάζω Με βλέπουν να περπατάω, δεν ακούν να μου γκώσω Σε παρακαλώ, θέλω να κρυμολογήσω <σ Kakarilis> Σκάσε τώρα <γέντε> σκάσε, <Σιζ> <που> Ξέρεις εσύ <Σιζ> Λοιπόν, έχω το φίλο μου εδώ, στο μικρόφωνο Το φίλο μου, τον Αλέξανδρο Το Χάχαλη, μουσικός Μεγάλος, όσοι δεν το ξέρετε Θα πατήσετε Και θα δείτε το προφίλ του Και να του κάνετε για φίλο βαθής. Έλληνα και γνώσει των πραγματων, κολυτό πολλών σημαντικών φίλων που ματιούν εδώ με την παρουσία του ενίοτε η ανάλογα αν έχουν εκπομπέ, όπω είναι η Τζάνι, ο Καλόπουλο και τα λοιπά. Δηλαδή, welcome to δετελάδικα αγόρι μου. Η Ελλάδα είναι ένα απέραντο τρελοκομίω, πώ το λέει ο παραματίζεται. Απέρα το Ναι, εδώ λοιπόν. <χει> μας... Πόσο δίκιο δίκαιο, τώρα είναι χειρότερο ακόμα από τότε. Τώρα το δε... τρελή είναι μια χαρά. Τώρα το τερματίσαμε. Η τρελή, τώρα που είναι μέσα, Δεν Αυτή η τρελή είναι για του άλλου που είναι έξω. Ξέρετε το Δαφνί, ε, ξέρει γιατί το λέμε Δαφνί. Είναι εκεί ο Ναό του Δαφνέου, Απόλυτο. Γεια μου, έχει προχωρήσει, προχωρήσει πολύ. Έχω προχωρήσει προ τα εκεί. Αυτά αλλά δεν κάνω, όλοι δεξιά, όλοι δεν κάνω δεξιά, πάω ευθεία. Σκέψα από το δαφνέο Απόλλωνα λοιπόν Φτάσαμε στο τρελάδικο το Δαφνί Είδε πως το υποβαθμίζουν το έργο ε, φοβερό. Και απάνω στα ναό κανανε τη Μονή Δαφνίου ναι, Όλοι ξέρουν λένε, τη Μονή Δαφνίου Δεν έχω πάει Αλλά η παράδοση το Ότι η Αγία Τράπεζα της Μονής Δαφνίου Είναι από την αρχαιότητα Από το Δαφνέο Απόλλωνα Ότι είναι μία, η μοναδική σε όλο τον ελληνικό κόσμο Που επιβιώνει ναι. Και σε κάποια στιγμή θα πάω να επισκεφτώ μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Πραγματικά να ότι αν ισχύει αυτό. Προ λίγων ημερών, με μια παρέα, το λέω και γιατί μα ακούνε φίλοι εδώ διάφοροι, και μου λένε πολλοί: Κάνει καμιά κάνε βόλτα, κάνει μια εκδρομή, τα κόψα αυτά. Πούλμαν, ιστορίε κλπ. Και, και περιπάτου που είναι δωρεάν, εννοείται, δεν έχει κόστος, Με πολλού. Τέλο. Ναι. Θέλω την ησυχία μου. Μπορεί να είναι 100 άτομα, αλλά δεν κολλά τα χνότα. Τίποτα Και μαζεύονται κάποιοι φίλοι, δύο αυτοκίνητα, α πούμε, πια 5, 6, 7, 8, και κάποιε Κυριακέ, Σάββατο, ανάλογα μπορώ και εγώ, και μπορούν και αυτοί, γιατί είναι από διάφορα σημεία εδώ τη Αθήνα και πάμε έτσι, βολτίτσε. Προσφάτω, λοιπόν, πολύ προσφάτω, κάναμε μια αυτή και μάλιστα γελάγανε και με κράζανε, γιατί δώσαμε ραντεβού με μερικού. Λέω, όπω ανεβαίνετε το δεξιά, δεν θα μπείτε μέσα στο τρελαδικό, έχει μια εσοχή. Θα παρκάρετε εκεί αν περιμένετε <laughs> Απόξω όμω όχι μέσα εκεί, δια, απέναντι, ε, εκεί κοντά Ξεκινάει η Ιερά Οδός έτσι. Δηλαδή ξεκινάει, η από Ιερά Οδός ξεκινάει από την Εθνική Ιερά Οδός ξεκινάει από την Πειραιός Ναι αλλά εκεί πέρα στην Αθηνών Καβάλα Αθηνών Έχει ίχνη αρχαία Κορίνθου. Έχει ίχνη αρχαία αυτό θε να πει. Όχι πού τελειώνει η Ιερά Οδός Πού την παίρνουμε ο δρόμο. Στο παλιό γιορτή του χρασιού Και κάνει δεξιά το φανάρι και βγαίνεις στην Κ Εκεί τελειώνει η Ελλάδα. Εκεί χάμω η, λοιπόν στη η, διασταύρωση ακριβώ. Ναι, σύγχρονη. Ναι, γιατί σύγχρονη μιλάω. Στη διασταύρωση εκείνη ακριβώς υπάρχει μεγάλη πρωτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για όσου δεν το ξέρουν. Ε, δεν φαίνεται, είναι μπροστά τη Αλεξάνδρου. κάτι δάκρυο. Έχει κάτι. Διάστα, αυτά, αλλά, ναι. είναι εκεί όμω. Δηλαδή, είναι και ωραία και μεγάλη. Γιατί ναι. ρωτάω και δεν το ξέρει κανεί Αλλά εγώ επειδή πει ο γενορχόμουν Αθήνα Πάτρα Να σε διορθώσω Επίσης για τους φίλους, φίλους δεν το Να σε διορθώσω Με την έννοια για τους φίλους που μπορεί να θέλουν να το δουν Όπως έρχεσαι έρχ... από τη έρχ... Πάτρα προς την Αθήνα Από το Σκαραμαγκά για Αθήνα δεξιά, Επί της Λεωφόρου Επί της Λεωφόρου Ακριβώς μετά από το στο... δρόμο που κατεβαίνει η Ιερά Οδός Στο παρκάκι μετά το Φανάρι Εκεί πέρα ναι Αθήνα. Ε, ε, και μου κάνει και εντύπωση γιατί την έχουν βάλει εκεί. Ποιο την έβαλε εκεί, για ποιο λόγο. Ο, γιατί ο Δήμαρχος την έβαλε. Είναι λίγο ξεκάρφωμα εκεί πέρα. Όχι, ο Δήμαρχος μπορεί να κάνει το γουστάρι Ναι, καλά έκανε, Αλλά να ο Δήμαρχος σή... ο Καμίνη, μια και το πες, αυτή η Λούγκρα. Έχουν μέσα σε κάποιε αποθήκε ένα άγαλμα του Αλέξανδρου πέρας, και δεν το βάζει. Ναι, και ο Καμίνης και προηγουμένω. Και, και ο Αβραμόμενο. Είναι αυτή την να Τώρα να ψηφίσει τον Παγκογιάννη. Η Παγκογιάννη αυτή είναι Πάει να βάλει το γιο της πρωθυπουργό υπουργός, Όχι τον το αδερφό τη πρωθυπουργό Που λένε ότι είναι γιος της Λένε ότι είναι γιος της Τι λες τώρα είσαι τραλός, το το χάμε, Τον Κυριάκο μου τον κούλιδε Τον λένε ότι είναι γιος της Ποιο Και τον κρύβουν δεν... από τα 40-50 χρόνια Δεν το έχω ακούσει αυτό Και το γιο της Τον Πακογιάννη τον πάει για δήμαρχο Εκεί μου καλά όλα καλά Όλα με ρωτάνε μπός λέει Όλα καλά boss. Ποιο Μπόση, boss. ε. Big boss big όλου. Πόσοι ξέρουν όμω ότι το boss κατάγεται από το αρχαιοελληνικό Πόσοι. Πε το. Ο... Τώρα, ρίχνω τώρα. Ο Πόση. Ο Πόση είναι ο boss που λέμε σήμερα. Που εννοεί τι, όχι το τώρα, το τότε. Ναι, τον αρχηγό. Τον αρχηγό, τον αφέντη, το αφεντικό. Έτσι. Το οποίο κατάγεται και από το. έχει άμεση σχέση με τον Ποσειδώνα. Είναι Πόσοι Βόση. Πού βουφού. Μπορεί, βοσι, α, το Βόσι, λέει, που έγινε boss. Ναι. Ναι, από εκεί κατάγεται. Και, και είναι ο πόσεις, είναι ο Ποσειδών Ό, oh, έτσι, μπράβο. Έτσι, και το Possible που λέμε στα αγγλικά. Το πιθανό. Το πιθανό, το. Ο, ο λεγόταν και Ποτιδαών. Ναι. Και έχουμε είναι... και την Ποτίδα στη Χαλκιδική. Και ο Ποταμός Όλα αυτά είναι συγκινικά, είναι τη ίδια οικογένεια. Που υποδηλούν υγρά στοιχεία Ναι και το potential που λένε Έτσι. Και το potenza, στα Όλα αυτά είναι γεννήματα Από, από αυτή τη μεγάλη ελληνική ρίζα Έξου λέει και τα μπόσικα Λέει ο, <laughs> ο... Τασιούλης <laughs> Τα μπόσικα <laughs> ναι. <laughs> Λοιπόν λέγαμε για το Δαυναίο Απόλούνα Και πήγα εγώ λοιπόν με την παρέα Με που πάω φυλάκια και κάναμε τον περίπατο γιατί αμέσω μετά στην έξοδο προ Ελευσίνα, μόλι πιάνει η κατηφόρα η ευθεία για του Καραμαγκά, απ' έξω πρέπει να παρκάρει και να πάνε το περπατήσει. Υπάρχουν τα αρχαία ίχνη της ιερά οδού. Ε. Τα οποία είναι και στο, για το λόγο για φίλου που θέλουν να πάνε να τα δουν, να ξέρουμε πού περπατάμε, άσχετα τι έχουν θάψει. Στην πλατεία, σταυρωμένο στη στάση, η με το μετρό, μόλι βγουν απάνω στην πλατεία, έχει ένα σκέπαστρο. Και έχει την αρχαία ιερά οδό. Και δίπλα είναι η νέα. Δηλαδή και πέντε σημαντικούς δρόμου που χαράξανε τα νεότερα χρόνια πάνω στου παλιού το χαράξαν. Εγώ θεωρώ επίτηδε. Όπω είναι το τρένο, είναι στα μακρά τύχη. Ο ηλεκτρικό που πάει πειρά. Ιερά οδό και όπου σημανί, τα βρίσκουν, τα ξαναθάβουν τελικά. Και η Μεσογείο. Μα θυμάμαι εγώ τη φιλενάδα μου τη Μελίνα τη Μερκούρη. Όσοι πάνε λίγο πιο παλιά θα το δούνε σε δηλώσει τη. Έλεγε ότι θα φαρδίνουμε, θα λέει τη. Την ιερά οδό και ό,τι βγει από κάτω θα τα βάλουμε εκατέρωθεν τη σωτού με μεγάλα πεζοδρόμια. Δίκιο, δεν είχε. Μου έχει δει τίποτα. Πέθανε. Η Μελίνα. Μα δεν πέθανε. πέθανε. η Μελίνα, θάψανε και τα υπόλοιπα. Δεν πέθανε όταν τα σκάβανε. Τα είχαν φτιάξει και πέθανε. Η Μελίνα τα ήθελα αυτά, αλλά έτρωγε πόλεμο. Ε, τώρα νομίζει ότι τα ήθελε έτσι και λίγο αφηρημένο. Ο ποιο έκανε την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Ποιο ε, έκανε, έκανε πεζοδρόμου στην δηλαδή, Αποστόλου αμακάνε... Παύλου. Και... Δηλαδή, αν δηλαδή, κάνει τώρα πέντε πεζοδρόμους είσαι εθνικό ηρώα και θα βάλει τον Παύλο μελέτη. Να θυμάσαι πω ήταν όλη η περιοχή εκεί πέρα, όλα φορτηγά. Ερχόμουν εγώ από την Αμερική, ανεβαίνανε την Αποστόλου Αυτά Παύλου είναι... φορτηγά. Διορθώ... Και έλεγα εγώ, ο Απόστολο Παύλο ακόμα με ολύγησε διορθώ... να διορθώνω. Για δεν άλλαξε το όνομα. Είναι δυνατόν η, Α... η Ακρόπολη να έχει ζωνάρι γύρω-γύρω από στόλου Παύλου και Ιωαννισού Είναι τραγικό. είναι τραγικό. Και ο Περικλή που την έφτιασε να είναι Περικλή ω ναι. πέντε δρόμια. Και οι Φιδίου είναι τέσσερα μέτρα στο τρία, κέντρο τη 3 Τρία τετράγωνα, ένα στενό. Η μία έπρεπε να λέγεται Φιδίου και η άλλη Κτίνου. Ναι, Κτίνου και Καλικράτου τουλάχιστον. Ναι, λοιπόν άσε το έμεπασε και εγώ. Ήρθα εδώ να κάτσω να διασχεδάσουν λοιπόν, τα φιλαράκια. Να τα καταλάβουν αυτή τη στιγμή. Τι, τι, τι θε να λέμε τώρα δηλαδή για κόμενε. Λοιπόν. Μα πάω σε βρίσκω τώρα. Λοιπόν, Έτσι, πάω, πάω λοιπόν με παρέες μόνο και κάναμε βόλτα ιερά οδό εκεί και λοιπά. Του είπα για τον Γαφνέο Απόλυν απέναντι. Δεν μπήκα μετά στον Ανέβασμα, με τι έχει μικρή ημέρα και ε, ε, είχε νυχτώσει. Και πήγαμε στον αρχαιολογικό χώρο τη Έλευσίνο. Μπήκαμε και στην πόλη τη Έλευσίνο μέσα, όπου είναι οι όλε, με τι πιλωτέ. Απάνω σε αρχαία τύχη τη πόλη Ελευσίνο. Όπω είναι και το Δημαρχείο, απάνω σε αρχαία τύχη, χτισμένο. Το Δημαρχείο. δεν μπορούσαν να τα βάλουν παραπέρα. Όχι, το Δημαρχείο δεν μπορούσε να πάει παραπέρα. Αυτό λέω. Και είναι τέσσερα μπετά παραλληλόγραμμο όπω είναι. Και δεν έχει απόξω του βλάκι, κάτι να χεστεί. Και είναι βαμμένο με ασβέστη. Χαίρε με τώρα, λέω. Δε, ο ΔΕ χώρο. Όλος τυχαίο, Έχει ένα κάγκελο Από την μια πλευρά Μετά δεν έχει αρχαία Είναι η άσφαλτος και οι καφετέριες Από την άλλη πλευρά έχουν φάει το λόφο Και είναι τα τσιμέντα τιτάνα Τσάτσος Εβραίος γνωστός Και έχουν μείνει ναι. τώρα οι καμινάδες Οι καμινάδες εκεί, η, ρήπαση, η πιο μεγάλη ρήπαση Στον πλανήτη μετά από το Κάποιο ασιατικό μέρος δεν θυμάμαι, Είναι στην Ελευσίνα από μόλυδο και ψευδάργυρο, αιωρούμενα ε, ε, ε, σώματα κλπ. Δηληστήρια εκεί και 24 ώρες Το ιερότερο μέρος Πετρόλα εκεί είναι, κάνανε ξεφτυλά το ιερότερο μέρος του πλανήτη mm. Όμως έχει ωραία πράγματα μέσα Όσοι έχουν πάει να πάνε Το μουσείο είναι ένα ωραίο περιποιημένο μικρό μουσείο Με σημαντικές αρχαιότητες όλο ε, συμβολισμούς και ο αρχαιολογικός χώρος είναι πολύ ωραίο. Καταπληκτικός, αλλά και Πάλι μέσα... Πάλι καλά είναι, δηλαδή. Ναι, και να δείτε μία ε, Δήμητρα μέσα, το πρόσωπο mm -hmm. παθαίνει σοκ. Για να δω τι λένε εδώ οι φίλοι. Ε, οι περισσότερες πολυγατικίες, σκέψου από το Χιούστον τώρα ο Οδυσσέας, λέει οι περισσότερε πολυγατικίες στην Ελευσίνα έχουν αρχαία στα υπόγειά τους. Παντού ναι, έτσι... Μα δεν έχουμε πάει την άλλη φορά με, με τέτοιε που σου είπα βολτίτσε για να πίνει τον καφέ μου. Να λέμε Γανιά Κουτάμα, να χαλαρώνω και να βλέπουν αυτοί πράγματα. Γιατί άμα δεν ξέρει ο άλλο που να πάει, ενώ μαζευόμαστε παρέε. Τσαδιά άμαξα και πάμε. Κατάλαβα. <στονίδευση> στο Πασαλιμάνι λοιπόν, στο λιμένα τη Ζέας που ξεφορτώνανε ή φορτώνανε Ζέα, εκεί προ την αλεόφω... πλατεία Αλεξάνδρας Επί Βενιζέλλου λε τώρα. Επί ο Βενιζέλος την έκοψε. Α, ναι, αλλά τότε την έκοψε. Αλλά Λε, μέχρι ναι, τότε ναι, γινόταν, ή υπήρχε ναι, παραγωγή. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει τη στή πολυκατοικία και φίλοι. Ποιο πως τη έδωσε τώρα άδεια. Και όχι κάτω με ανασκάφη επιφανία αρχαία, με κολόνε. Ήταν νεώσικοι εκεί. Δηλαδή, τραβάγανε την τριήρι έξω. Σκεπαστά αυτά, την ξίνανε ή το χειμώνα που είχε καιρό κλπ. Ξέρεις. Και απάνω είναι πολυκατοικίε. Και έχει... πότε είναι αυτέ οι πολυκατοικίε, 60, 70. Α, δηλαδή μετά το δεύτερο πόλεμο. Ρε, τώρα οι πολυκατοικίε είναι πάλι. Και έχει τζαμαρία από κάτω, πιλωτή, δηλαδή πάνω στα αρχαία κάνανε μπετά, ενέσει, μπετά, κολόνε. Έχει πιλωτή, τζαμαρία γύρω γύρω χτιστό. Το πρωί δεν βλέπει, είναι σκοτεινά. Το βράδυ μπορεί κανένα περίεργο να δει γιατί έχει κάτι προβολάκια και κοιτάει από το τζάμι, αν δει. Και η ταμπελίτσα είναι. Θέλει ο φθαλμίατρο για να δει στη γράφη τα μπελίτσα ότι έχει μέσα Ποιος πούς της έδωσε άδεια την πολοδομία Η οποία από τι τρει υπηρεσίε της Ελλάδος Εφορία, τοπική αυτοδιοίκηση και πολοδομία Που είναι βουτυγμένες στην Αρπαχτή Τα λένε οι υπηρεσίες ίδιες και τα λοιπά Τα διαβάζω Δεν τους έχει ενοχλήσει κανείς αυτού, Μόνο ο τα πήρε οι δήμαρχοι πώς την έχουν κάνει τη δουλειά, δεν ξέρω πού ολοσκάβουνε. Λοιπόν, το κλείνουμε. Η πολεδομία είναι νούμερο ένα μολυσμένη υπηρεσία στην Ελλάδα. Μετά είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, μετά η εφορία. Τα λένε οι στατιστικές υπηρεσίες, τα λέω εγώ. Μα το βλέπουμε. Ποιος που στις έδωσε άδεια πάνω στα αρχαία, σε μαύρης τώρα στον κήπο σου, κάνα σπασμένο φλιτζάνι το χερούλι και δεν το δώσεις, θα σου πάνε μέσα Εάν δεν το δώσει το χερούλι που είναι δύο κατοστά ε. θα σε πάνε μέσα. Τώρα μου θύμισε το μυτσοτάκι το. Ποιο μυτσοτάκι. Ο Ο μπαμπά τη ε, Ντόρα. Α, λέει εδώ η φίλοι μου Χρυσέ, καλησπέρα στον ημιτό. Του φίλου μου, του παρέσμου. Γεια σου Γιώργαρα, καριάτιδα είναι λέει στο μουσείο. Σε παρακαλώ, αγόριμο. Άντε καλμαστιάρι. Λοιπόν, οι κάτοικοι κάνουν λέει την πόλη του και οι κατοικίε στην Ελευσίνα το μαύρο χάλι έχουν. Καρακίτ και χύμα. Σιγά ε. μην ενδιαφερθούν για τα λοιπά. Αυτό. Δηλαδή ήρθε ο λόγο να το δέσουμε τώρα. Γιατί δεν ήρθε με τσακίσει εδώ. Πάω στον διάλογο τραβά. Πέτσου να. <laughs> Καλά, ήμουν μόνο μου. Υπήρχε λόγο που σταμάτησα Α, να χάθει. Για να πούμε στα σοβαρά θέματα, τραλάτου, Δεν θέλω σοβαρά σήμερα. Εγώ είπα να κάτσω roll να εκτονωθώ. Να βοηθήσω. Λοιπόν, μου λένε εδώ που να δείτε λέει τη Θεσσαλονίκη από κάτω όλη, όλη, όλη, όλη η πόλη ατόφια. Ναι, την οποία ανακαλύψανε τώρα με το, με το μετρό. Έχουμε δει βιντεάκια και στα οντυρικά. Ναι, και τα βλέπω εκεί πέρα. Λοιπόν, είχαμε έναν πήγα... Αφροδίτης εκεί πέρα στην πλατεία Αντιγωνιδών. Για πήγανε... να Ναι, πήγαμε στο μουσείο του... του Πειραιά που έχει κάτι καταπληκτικά πράγματα μέσα. Εκεί που σου λέω στην λιμένα τη Ρεά και οι φίλοι δεν τα ξέρανε και πέσανε κάτω. Σου λέει Αφροδίτη, να φτιάμε με στην πόρτα μα. Ο νεόπλητο ο Έλληνα λοιπόν. Πήγε και δανείστηκε. Κοίτα πως δεν είναι το γλυκό να δει τι μαλάκε είναι. Εγώ δεν είμαι, γιατί δεν δανείστηκα για να πάω να πάρω μπετά. Δεν είμαι τόσο μαλάκα. Είμαι, αλλά τόσο όχι. Του πουλήσανε μπετά, που είναι τζάμπα, ακριβά 200 είχε το πιο φτηνό διαμέρισμα στην περίοδο τη μαλακίας. 200, έτσι απλά πλάκα. Ένα τεσσάρια, έτσι. 100 ετραγωνικά. Πήγε, δανείστηκε να τα πάρει. Χτισμένα όλα πάνω στι ρίζε του και λέω επί τη λέξη γιατί η ιεραή ήταν η ριζοσπαστική ένωση και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ριζοσπαστικό συνασπισμό δηλαδή, σπάνε τι ρίζε αυτοί. Και νομίζει ο κόσμο ότι είναι προοδευτική, πάει ναι, του ριζοσπαστικό, σωστό. Ψι ψηφίζει. Λοιπόν, μα έχουν σκίσει, τα έχουν διαλύσει όλα, τα βλέπουν τώρα και οι πλέον χαζί Ο άλλο είναι έξυπνο, πετάει 300 προβλήματα στο τραπέζι. Και ένα να πάρει, λένε γλιτώσαμε. Και... Όπως τώρα, του πήρε όλα τα λεφτά και λέει γλιτώσαμε, δεν θα κόψει άλλο τη συντάξη. Ρωμαλάκα είναι 200 ευρώ να την πάει 182. Μόλις τους δώσει ένα 50, το κάνει 250, θα το ψηφίσουν. Δεν σκεφτείται ότι τους πήρε τα 700. Λοιπόν, ο νεόπλητος ο Έλληνας τα τελευταία 35 χρόνια, εγώ αυτό το λέω μέχρι να πεθάνω, γιατί δεν ανήκω σε αυτή τη συνομοταξία και έχω θυσιάσει πολλά και πολλοί φίλοι το ξέρουν. Πήγε, δανείστηκε, κατέστρεψε τη ζωή την ψυχολογία του, πήγανε τα παράθυρα, στομάχια, έλκε, καρκίνη και ξέρω εγώ, για να έχει ένα διαμέρισμα να το δείχνει στου φίλου του που μένουν εδώ, πιλό, την καράζ από κάτω, την Μπεμβέ, ξέρει. Όλο το πακέτο με τα δεσμά, τα βαριά δεσμά, όπω είχαν παλιά με την πύλια στα κάστρα, τα αλυσίδα, έτσι. Αυτό του περάσανε. Λοιπόν, εγώ πάω και του τα δείχνω, όλη η Ελευσίνα είναι απάνω σε όχι ελεύσηνα μόνο, λέμε, πειδή είχαμε τώρα την κουβέντα. Και τώρα πληρώνουν τη μαλακία του. Το άλλα, άλλα 25 χρόνια αυτού του είδου την κρίση, όχι να κόβει μισθού. Αυτού του είδου την κρίση, άλλα 25. Εγώ θέλω να θίξω και ένα άλλο θέμα τώρα, πολύ σοβαρό. Βιαλέγε. Πάνα να βάλουν πάνω στο βοτανικό τέμενο. Μοαμεθανικό. Μο, Μουσουλμάνο. Στον Ελαιώνα, στο ιερό χώρο τη Αθήνα. Ναι, λοιπόν, ο βο, τι, γιατί το λέμε βο, βοτανικό, ξέρουν οι φίλοι μα. Γιατί είχε βοτανα Εκεί περιοχή. Είναι ο πρώτο βοτανικό τη Ευρώπη που τον είχε φτιάσει ο Θεόφραστο. Έτσι πρέπει να του Αριστοτέλους Ο, ο Θεόφραστο κληρονόμησε το Λύκειο. Ήταν ο επόμενο. Και μάζεψε βότανα από παντού. Και γι' αυτό το λέμε βοτανικό. Είχε, Και... εκεί, είχε εκεί τον κήπο του το βοτανικό Και δεν είναι συμπτοματικό ότι εκεί, στις αρχέ βέβαια τη σειρά του, αριστερά όπω βγαίνουμε προς τα έξω, μετά τι γραμμέ του τρένου, είναι η γεωπονική σχολή. Ναι, Και είναι βοτανικό κήπο μα. Ακριβώ γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν η σωστή κίνηση που φτιάξανε τη γεωπονική σχολή ε, ε, εκεί πέρα. Και το επόμενο βήμα θα ήταν όλη την περιοχή να την ξεθάψουμε, να αναδείξουμε τον αρχαιολογικό χώρο, το πρώτο βοτανικό της Ευρώπης, δεν ξέρω αν είναι του κόσμου, να μαζέψουμε τα βότανα όλης της γης εκεί, τουλάχιστον των Βαλκανίων της περιοχής μας, και να έρχονται από παντού... Να θαυμάζουν και να μαθαίνουν την ιστορία και, και πόσο εγώ... μπροστά ήταν οι πρόγονοι. Ε, Παρ' όλα αυτά, θέλουν να βάλουν φίλε μου ένα τέμενο ναι. να το φάνε εκεί για 2-3-5 χιλιάδε χρονια πάνω να το θάψουν κι αυτό. Εγώ... Δίπλα από την Ακρόπολη, δηλαδή. Όταν πέσει από τη δυτική πλευρά, θα βλέπει το τέμενο αντί να βλέπει την Ακρόπολη. Ναι, αλλά τι έχει γίνει τώρα, Έχουν κάνει μοαμεθανική πόλη όλη αυτή την περιοχή μέχρι πέρα την πλατεία κολλιά του. Δεν μπορεί να περάσει. Εγώ που μένω τώρα εκεί στην πλατεία Θανασίου Διάκοδο και 2,5 μήνε. Θα σε σουβλήσουνε. Παιδί δηλαδή μου ήμουν σήμερα για μια δουλειά εκεί στα Πατήσια πήγαινα τετράγωνα, τετράγωνα τρία χιλιόμετρα όλο Αφρικάνι μόνο Έλληνα δεν έβρισκες και γι' αυτό βάζουν το τέμενος εκεί λοιπόν καθόμαστε εμείς τα λέμε με μεταξύ μας αλλά είμαστε σε σποκάτει, και μια απάθεια, δεκα... μια αφασία ναι. μεγάλη μια απραξία δεν τα λέμε μετάξυ μας Μα ακούνε από τον πλάνητη χίλια άτομα, χίλια, δεν πειράζει Ανήκουν σε άλλη συνομοταξία, έχει σημασία. Αυτό εσύ, α πούμε, θα επηρεάσει την αδερφή σου. Εγώ γι' αυτό τα λέω τώρα. Η αδερφή σου, τον άντρα τη, το παι... Είναι γεωμετρικό ο επηρεασμό. Παράδειγμα, εδώ μα ακούγανε 10 κράτη πριν τρία χρόνια, τώρα μα ακούνε 80. Βλέπω εγώ τι μετρήσει. Αλλά αυτό δεν κάνει. Δηλαδή, ο Τσίπρα, του ένα παράδειγμα, για να μάθουν να σκέπτονται συνθετικά ο Τσίπρα. Δεν άφησε τη Νέα Δημοκρατία να δώσει άδεια να φτιάξει ο Παναθηναϊκό το γήπεδο του εκεί. Γι' αυτό φτιάχτηκε και η στάση του Ελαιώνα του μετρό. Για το γήπεδο, ε, για να εξυπηρετεί και τον κόσμο. Άλλο τραγικό αυτό θέλω να φτιάξουν να το γήπεδο εκεί. Πέρα. Περίμενε, περίμενε. Όντα Παναθηναϊκό, μιλάμε τώρα για στιμένο άτομο. Να ακού τι λέει ο Τράγκα για πάρτι. Α, πριν από την καρέκλα, εννοεί. Ναι, πότε, η καρέκλα είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, Επί Νέας Δημοκρατίας Δεν δώσανε την άδεια παρενέβει ο ΣΥΡΙΖΑ Επί Στην Αντιπολίτευση Τσίπρα Για τον Παναθηναϊκό Όντας Παναθηναϊκός επαναλαμβάνω Γιατί Γιατί θα γίνει το τέμενος εκεί Θα ξυλώσουνε τα πάντα Θα ενοχλούνται οι άλλοι Δηλαδή ακόμα και αυτό Δεν τα συνθέτουν οι φίλοι Εγώ το λέω για να τα συνθέτουν. Ούτε το ένα έπρεπε να γίνει ούτε το άλλο Και από την εποχή του Χουντίνη Του Μέγα χούντιν το Τον Άντριου ναι. Εάν κάτσουν και ακολουθήσουν Τις τακτικές Όλων των κυβερνήσεων Ειδικά από το 79 Που άρχισε την αφαίρεση ο Ράλης Θα έδω Ο 80 έρχεται ο Χουντίνη Ο Houdini βγάζει πόδιες Καταραργεί τη Βαθμολογία για να μην έχει πρόβλημα λέει και κόμπλεξ το παιδάκι που, που υστερεί. Και λέει τι κόβεις τώρα τον ανταγωνισμό, τον καλού μαθητή. Με Μα δεν κόψαν την αριστεία τώρα. Πώς θα ξεχωρίσει ο καλός μαθητή τρεμάγκα, γιατί φτιάχνουν τη σούπα τα παιδάκια που το 80 τόσο ήταν 7 χρονός στο δημοτικό ή 10. Είναι σαραντάριδες σήμερα. Είναι τελειωμένοι. Στην ψύχρα θέλει να έρθει εδώ να του μικρόφωνο. Μετά έρθει η Νέα 9 Εβδόμου του 6 Το είχαμε και κάνει και στην τηλεόραση. Γιώργο Καλό, Β' Πυρεό και Νίσον. Κουτσίκου, Υπουργό Παιδεία. Κρακ, Τα Τούρκικα. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Γυμνασίου. Δεν ήταν η ήταν τότε. Όχι, το... Υπουργό ήταν η Γιαννάκου. Ο... Η Ρεπούσι έκανε αυτό το συνοστισμό τη Μίλνη. Η Ρεπούση είναι άλλο όπλο. Το Γιαννάκου έγινε αυτό. Ναι. Η οποία είναι τώρα, την έχω απέναντί μου. Ναι, ρίχτηκαν γιαούρτη. Έχει γεύγα και δίπλα σου, δεν έχει. Θα τρώω αυτό, κανασάπια αυγό είναι καλύτερα. Ούτε σάπια αυγό, όρει, δεν πάθει τίποτα. Είναι ένα γιαούρτι, αυτά είναι επιδερμίδα. Πάθει τίποτα, το αυγό δεν πάθει τίποτα. Υπάρχει τίποτα, η πατσαγούρα. Λοιπόν, και βάζει, βρω, και βάζει ναι. την τουρκική γλώσσα πρώτη δευτερία τίκη γυμνασίου ας πάνω να το βρουν ΕΦΕΚ 9 Εβδόμου του 2006. Αμέσω μετά Πλακώσανε τα κανάλια τα τουρκικά σύρια να εξοικειωθεί τα αυτοί με το λούλου να έχει και οπτικό, τους περνάγανε αυτοί το τύπου δυναστία, τον νεοπλουτισμό έντονοι έρωτης, έρωτης μπεμβές, κάφι, κλειδί Σου λέει μάνα μεγαλοπρεπίες και ναι, στουλίες Ναι, λοιπόν, δέκα χρονάκια Εκ Και κοίτα πώς το πάνε το έργο τώρα, σου φέρουνε μετά τη χρωματική ζωγραφική και σου λέει τι να τους κάνουμε τώρα Και αυτοί έχουν ένα θεό και πιστεύουν Κρακ φτιάξε τζαμιά Κοίταξε το έργο πως το φτιάξανε Και αυτοί νομίζουν ότι είναι άλλα κόμματα σταγώνα, σταγώνα. Αυτοί νομίζουν ότι είναι άλλα κόμματα ίδια, Δεν είναι. ξέρουν ότι είναι το σύστημα βάτραχος Σαλαμάκι σαλαμάκι Ακριβώς έτσι είναι Πάμε ένα τραγουδάκι Γιατί ήρθε εδώ επίτηδες σήμερα Κοπρόσκυλο για να με αντίσει Μετά θα πω ποιο είσαι Γι' αυτό δεν λέω είσαι. There's evil in the hair and there's thunder in the sky And the killers on the bloodshot streets Oh, down in the tunnel with a deadly arise, a oh, I swear I saw a young boy down in the cover He was stopping the foam and the heat God, oh, be you're the only thing in this whole world That's good and good and right And the light There's always gonna be some light, but I gotta get out. I gotta break it out now before the final down So we gotta make the most of our one night together. When it's way you know we'll both be so alone. στα εμπληκτικό μια εκπομπή Μαρακά. χωρίς όνομα με παρέα των Αλέξανδρο του Χάχαλη Πε... όποιος περνά από εδώ πάει το Ε, λένε να ανέβω σαββατιάτικα δεν έχεις να αλλού Παρασκευή ναι. δεν έχεις να τι, τι Σπίτι μου και λέω λοιπόν, και κάτια, καλά, η Μονάκο του Πολεμπαδίου του φίλου έχει ρόμο για κουταμάρα. Μάρα. Αυτή θα λέγαμε για κουταμάρα. Εγώ του είχα πει να ρίξουν ένα θέμα να κουβεντιάσουμε νωρί ακόμα για Αλμπέντο, βράδυ live solo. Είναι νωρί, μέχρι 4 έχουμε. Εδώ λέει, πίνω εσπρέσο λέει, για να ξενυχτήσω που έχουνε <Σε> παθήσει όλοι. Εγώ πίνω κρασία εδώ μεταξύ, για να είμαι ήρεμο. Για να ξενυχτήσω λοιπόν εδώ με το φίλο μου το Χάχαλη. Θα στον παρουσιάσω αργότερα. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν ποιο είναι με την μπλάκα που κάνουμε εδώ και το έχετε καταλάβει και γι' αυτό έχουμε και ψήντες αγωματικότητες και η παρέα μεγαλώνει κάθε μέρα να βλέπουμε ο ένας με τον άλλο να αντιλαμβανόμαστε τι παιχνίδι έχει παιχτεί. Το παιχνίδι ξεκίνησε το 50 που από το πουθενά βάλανε τον Εθνάρχη Υπουργό δημοσίων έργων. Ο οποίο αναγέννησε την Ελλάδα, λένε από τότε, δηλαδή είχε ανάπτυξη και διέλυσε το χαρακτήρα τη χώρα. Διέλυσε τι γειτονιέ, διέλυσε το χαρακτήρα και της... και τη χώρα. Έκανε χώρας, στον κόσμο όλο. Μπέτιασε όλη την Ελλάδα, έφερε όλη την Ελλάδα στην Αθήνα. Ούτε πεζοδρόμο, ούτε, ούτε είδρο, πάρκο, Και φάλιασε. Έκανε αντιπαροχή και εξεπτύλισε ό,τι υπάρχει σε αυτό που λέμε οικοδομικό. Μπορούσε να είναι ωραία τα τετράγωνα τα οικοδομικά. Να είναι ένα τετράγωνο η μέση τέτοιο. Και στη μέση να έχει απλή, όπω είναι στην Ιταλία. Μπαζούσαν και όλα τα ποτάμια, όλα τα ρέματα. Και τώρα λέει, Πόλες, όλη η Ευρώπη είναι με τα ποτάμια, είναι ομορφιά, ρε παιδί μου. Είναι ομορφιά. Yeah. Αντί να τα κάνουν στο πιάτι, γιατί πλημμυρίζει συνέχεια. Γιατί πλημμυρίζει γιατί τη φύση. Γιατί... Δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Ναι. Στη μάντρα είδε τι έγινε. Με... Έχουν φτάσει να του κάνουν να πιστεύουν. Η Δούρου και η άλλη, Γιατί ότι... στο Μαρούς ή τι έγινε. Ότι φταίνε... φταίει ο καιρός. Το Μαρούς δεν είχε γίνει πάρκι... ναι. λίμνη ένα πάρκιν το... Ναι ναι, ναι, ναι, Γιατί γίνονται αυτά. Το άκουσε από τη Δούρου και από τον Πρωθυπουργό στη... στο αυτό που έγινε με τη Μάντρα και είπαν ότι ήταν ακραία καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή, άμα βρέξει, είναι ακραία καιρικά φαινόμενα. Εγώ έχω ζήσει στη Νέα Γιώργη με 22 υπό. Η πόλη λειτουργούσε καουνικά. Ναι, και εγώ 21 χρόνια, το ξέρω. Η πόλη λειτουργούσε κανονικά. άντε σε κανένα βαρύ τώρα... χιόνι σταματάει για μια-δυο μέρε, α πούμε. Και κάποια σημεία. Λοιπόν, Ανάλογα τώρα... το μέγεθο, άμα δεν πάμε ούτε. Αν καλύπτει και τα αυτοκίνητα το χιόνι, ναι. σταματάνε για μια εδώ... μέρα. Κάνουν διάλεξη. Οι κεντρικοί δρόμοι καλυπτει Μπορεί χιονι σταματαρα για μια κλείνουν τα... οι παράπλευροι. Η κεντρική δεν κλείνει. Δηλαδή, δεν κλεινει εχω δει εγώ έλκυθρο τί... στην πέμπτη λεωφόρο. Έχω το 94, 94 περπάνταγα στη μέση τη τρίτη λεωφόρου μόνο μου. Μέσα στα χιόνια και πήγαινα σπίτι μου, μόνο μέσα στη μέση. Γιατί δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Πολύ χιόνι ήταν υπέροχα, α πούμε. Έτσι. Μου, Αλλά θυμάμαι. αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο. Και χωρί ε, επιπτώσει. Χτε μου, ω την νεόφυλλο μου, ο κολλητό μου από εκεί στο Messenger, οδηγούσε και πλακώθηκε το χιόνι εχθέ. Και τώρα είναι 30 πόντι στο Central μου το έστειλε σε βιντεάκι. Δηλαδή να πω, αν είχαν ένα 24ωρο μέσα στην πόλη όμω, το χιόνι που έχει αλλού. Πώ ζούνε στον Καναδά, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Πώ ζούνε που είναι 9 μήνε χιόνι. Στον Καναδά, κρύο. στη Σουηδία, και στη και Και αυτό είναι μέσα στο φόβο, προσέξτε τι σα λέμε. Α, το πρώτο βράδυ, το διήμερο θα κάνει κρύο, θα χιονίσει. Και τι έγινε, ρε πόστια, μα χιονίσει. <laughs> το καταλάβει. Φοβικά από εδώ, προσέχτε από εκεί. Αυτά από εδώ, το πολυτεχνείο από εκεί, φωτιέ από εδώ. Στα παπάρια μα. Ναι. <laughs> Δεν Ο Εθνόρχης, εγώ τον Εθνόρχη, τον Λεωτάκη. Ο Εθνόρχη, τον, ναι, τον Καραμαλί. Και το είχα... όλου αυτού. Δεν το είχα σκεφτεί. Εγώ είχα μια άλλη Ατακάνι. ήταν πόντιο, πώ θα τον λέγανε. Εθναρχίδη. Ε, μάλλον. Το είδη, πλάκα, πλάκα. Είναι πανάρχιο. πανάρχιο και ήταν τίτλο Η οικογένεια σε Δηλαδή το είδη. Ο Αρισταρχό λεγόταν Αρισταρχίδη. Δηλαδή κρατάει από οικογένεια. <laughs> Έτσι είναι. Υπάρχει βασιλιάς. Κώστα, επιβεβαίωσέ με στη Ρόδο υπάρχει βασιλιάς αρχίδαμος. Ε, βέβαια. Αρχίδαμος. Ε, μεγάλος. Μεγάλο επιβεβαίωσέ με ε, ναι, πες τα space, ο άλλο είναι από την αμερική μείνει και τα γελάνε με τους Αθηνίους. Τους φέραν εδώ σαν ποντίκια λοιπόν, κοιτάξτε το πρόγραμμα Δενία, από το Σδενία από το 50-60 και μετά. Τους πήραν άρχοντες από τα χωράφια τους τους φέραν τους έξ Υπηρέτες των ηλιθείων νεοπλού των κυριών Που δεν ξέραν να πουν το όνομά του. Τα έχω συγκύψει λίγο αυτά Δήμος Δάμος, ο Αρχίδαμος είναι η Αρχή του Δήμου έτσι, του έτσι. Λοιπόν απλώ τότε ήταν ο όρχη. Δεν το λέγανε Αρχίδη που λέμε Συγγνώμη δηλαδή αλλά έτσι είναι Ο του Αρχίδηα είναι Αρχή Ιδία Είναι με Ιτα Αρχή η ίδια Αρχή δηλαδή Αρχή <χει> Ιδία <χει> Αλλά άμα λέει ρεπούσει ο ολα Το γράψω πως θες Ο Ό Μοιάζουν αυτά, κατάλαβε. Δεν είναι τυχαίο που το λέμε τώρα εμεί. Από εκεί βγαίνει η ζωή, ρε από εκεί δημιουργείται η αρχή. Το είπα φορά σε κλειστή παρέα, σε λευσίνα, το αυτό, το ομικρον είναι και ομικρον ρογάμα. Οργ, οργ, οργ. Καγάχη, δηλαδή. Μπορεί το πούμε μετά. Ναι, στου φίλου του, κρατήσει να μου το θυμίσετε. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα, Του βάλανε εδώ θηρορού. Σου λέει θα έχω τζάμπα ενίκιο, Γιατί το πληρώνει το κοινόχριστο Ρεύμα και νερό Να μην ξεπλαγιάζω στο, στο χωράφι μου Το φάγε το τυράκι Και τώρα αν θα πας πίσω στην, στη γη σου Θεωρείται εναλλακτικό τρόπο ζωής Μα δηλαδή Δεν παίζεται το έργο Αν πα στο χωράφι σου Στην πατρίδα σου Και ασχολείσαι με τα χωράφια σου Θεωρείται εναλλακτικό τρόπο ζωής Φίλε μου τους φέραν όλο στην πόλη για να είναι πρώτα-πρώτα εξαρτώμενοι, διότι Έτσι. κάθε σπιτικό Μέχρι πρότινος, είχε το, το ψωμί του, το, τα γάλατα, Τις το κοτήρι το του, ε. τα αυγά του Ήταν αυτόνομο, Είμασταν αυτάρκες στο σπιτικό Μέχρι πληθυσμός. και το πατέρα μου, το παππούδες μας ας πούμε, καταλάβες Τους μαζέψανε αυτή την αστιφιλία να τους έχουν Πρώτα πρώτα τους ταΐζεις ό,τι θέλεις Κάτσι, στα Τους πρόβαντα, κόβεις την κάνουλα, δεν τους δίνεις ούτε νερό άμα Τους κόβεις την κάνουλα, τελείωσε Τώρα μόνο σούπερ μάρκετ και αυτά γερμανικά Και στο σούπερ μάρκετ θα πας να ότι Κατάλαβες από που να είναι τώρα Κανείς δεν ξέρει από που είναι, τι είναι, τι έχει μέσα δεν βρήσανε... βρες Γιατί τα έλεγα, συγγενείς φίλοι Έτσι είναι, αυτές είναι γραμμές δεκαετίων Δεν είναι τώρα, δεν είναι... μην πω αιώνων λοιπόν, Κατάλαβες Και τι έγινε τώρα Αφού τους φεράνε μέσα Και τους έχουν εδώ εχμάλωτους Τους πουλήσανε πανάκριβα τη φυλακή με δάνεια Προσέχεις τα... Οι τιμέ στα χωράφια πέσανε Και πήγαν και τα πήραν αυτή τζάμπα Δηλαδή, ξέρω εγώ άτομα που δεν έχουν σχέση έξω από τα διόδια και σε κάποια σημεία τη Ελλάδο έχουν 100 στρέμματα 200 που ήταν τζάμπα. Δηλαδή, με 10.000 ευρώ θα έλεγα τώρα μια τιμή, ε, έπαιρνε σε 100 στρέμματα. Και βάλε τώρα, βάλε τώρα τα παιδιά τη πόλη να πάνε να ζήσουν στο χωριό, βάλε τώρα να σφάξει μια κότα, α πούμε, να και τρέβει το... ολόκληρο τον Και τι τον κάνει νέο, το νέο που γεννιέται στην Αθήνα που ήρθε με την εσωτερική μετανάστευση. Καφετέρια, εξαρτώμενο, μαλάκα, δίθεν, μαλί, κουρέμα, σκουλαρίκια κλπ. Και βάζει και κέι για να εκτονωθεί. Γιατί αν είναι στο χωράφι, εκτονώνεται. Μόνο που έχει καθαρό αέρα, το μυαλό του είναι εντάξει. Εδώ το μυαλό του είναι τετράγωνο. και για να ζήσει στο χωράφι, πρέπει να δουλέψει. Όχι, πρέπει να σε Το χωράφι θα βγάλει πράγματα εφόσον το δουλεύει, το καλλιεργήσεις, Δεν τα βγάζεις μόνο. μόνο του. σε επαφή με τη γη. Και λειτουργεί αλλιώ ο εγκεφάλαιο καθαρίζει. Σωστό Του έχουν φέρει εδώ, τα έχουν τρελάνει, αυτά και είναι για έναν κάδο και νομίζουν ότι κάνουν αντίσταση στην πόλη. Τόσο μαλάκε. Ένα, στην ουσία μολύνουν την ατμόσφαιρα με καυσαέρια. Στην ουσία είναι περί τι και που ζουν. Είναι περί τι και που ζουν. Εγώ, αν είχα παιδί και ήξερα το βράδυ πήγε και έκαψε και λοιπά, θα του είχα κόψει το λαιμό μόλι ερχόταν σπίτι. Τέλο. Αυτοί ξέρει τι φοβούνται. Τι μάνα τους, έτσι και τι ασφάλεια και ματ, έτσι και πάρουν οι ματατζίτε. Το έχουν ξαναπεί μπροστά τη μάνα του με την παντόφλα και πει: εδώ, θα χεστεί απάνω του αυτό που το παίζει πυρπολιτή τώρα. Πού είναι λόγκρε όλοι. Χεσέ μου, εσπρέσω λίπίνο για να ξενυχτήσω. Κάνουμε στη χάρη, κυρία Το χωριό λέει: Θέλει κόλο. και χωράφι. Ε τώρα τον κόλο τον έχουνε στη συγκρούρα, αγόρι μου. Ρε αρίσταρχε, πώ εκφράζεσαι έτσι, αγόρι μου βραδιάτικα. Δεν τρέπεσαι και είσαι και από τη Σερβία Λοιπόν Αφιερώμενο σε όλους αυτή τη ορίστε. Ο Αρισταρχός είναι από τη Σερβία Ναι είναι Έλληνα στη Σερβία ναι. Στο νης Ο Αρισταρχός είναι τώρα Αρισταρχίδης που λέμε Και να μην ξεχνάμε και τον Αρισταρχό Το Σάμιο έτσι το μεγάλο ναι. αστρονόμο Για πάρε τη ροκιά αυτή Αν μου αρέσει mm. Πως λέμε λαμπάκια To such a pleasant stay, but now it's time for me to go. είπε Είμαι ακανέ και του υπερδέψει όλου. Δεν ξέρουν ότι η ακανία είναι η σέρε. Από τον ακανέ που βγάζει, λέγεται η ακανία Ο ακανέ τι είναι, Ακανέ? Ένα φρουτάκι. Αρίστα αρχέ μου τα λέω καλά. Αγόρι μου να με διορθώνει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και που τα έχω μάθει, έχω πειρετήσει πάνω. και από εκεί τα μάθα. Λοιπόν, είμαστε ο Αλμπέντο 14.00 ακόμα <συσοκλή> αγαπητοί φιλοί. Με το φίλο μου τον Αλέξανδρο χαχαλί εδώ, σε μια εμβόλυμη εκπομπή. Δεν είχα την να κάνω. Λέω: Δεν πάω να τον παίξω. Τον Αλμπέντο. Ναι. Να βάλω μερικά τραγούδια. Μόνος μου πάντα, οχι ε, με παρέα. Και τσαπ, σκά εσύ. Οπότε παίζουμε μαζί τώρα. Το Μπα... παίζουμε μαζί τον Αλμπέντο. Εν συντομία, γιατί έχει πολύ κόσμο μέσα που ξέρω ότι δεν σε γνωρίζει, σε... με πέντε λέξει θέλω να πει. Ποιο είσαι, τι τρελακοβάλα και γιατί είσαι τόσο τρελό. <Κι> γιατί από τι σπουδέ τρελάθηκε, ήσουν τρελό, γεννήθηκε τρελό, εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια τη ζωή σου να τρελαθεί τόσο. Δεν μιλάω ποτέ για μένα. Άλλοι μιλάνε. Όχι, όχι. Ξέρει με την πλάκα. Πρέπει εδώ να ξέρουν οι φίλοι ποιοι είναι οι συνομιλητέ. Έχω κάνει εγώ το ξεκατάρισμά μου, Εγώ ξέρουνε. θα πω πω το λέγε ο Γιάννη ξενάκη, Είμαι ένα κλασικό Έλληνα που ζει στον 21ο αιώνα. Κλασικό Έλληνα είτε... με, με τα αρχαία πρότυπα, βέβαια. Ναι. Όχι, Έλληναρα. Ε, ναι, ναι. Με τα αρχαία. Τα καινούρια δεν υπάρχουν πρότυπα καινούρια. Ο Έλληνα δεν έχει ταυτότητα πλέον. Τέλο. Ευτυχώ η μητέρα μου μερικού μήνε πριν πεθάνει εδώ και 26 χρόνια μου εκμυστηρεύτηκε. Είχα έρθει από τη Νέα Υόρκη να τη δω. Ναι. Ο Τι οτι... μαμά σου. Ε, είχα, ναι. Ερχόμουν, ρε παιδί μου, μια φορά ε, το ε, χρόνο. Εννοείται, ρε, παιδί μου. Και δεν ποτέ γι' αυτά, αλλά. Ε, μου λέει παιδί μου, κοίταξε να δει. Πρέπει να σου πω από τα τρία μου παιδιά, εγώ ήμουν μικρότερο. Την τρέλα που είσαι εσύ με την αρχαία Ελλάδα, τότε ήμουν 31 ετών, έτσι. Ε... Μιλάς για παλιά τώρα, έτσι, προπέμπτη κονταετία. Ναι. Μπράβο, ωραία, συνήθω. Και, και την τρέλα που είσαι εσύ, αυτή την αφοσίωση που έχει με, με την αρχαία Ελλάδα, μου έχει κάνει εντύπωση. Πρέπει να σου πω το εξή. Σε συνέλαβα κάτω από την Ακρόπολη, στην Πλάκα. Γιατί σε ελεύθερος νύχτα Και με συνέλαβες στην Ελλήφθη Σε πιασε παπτοφόρο Ναι μπορείτε το πέω 99 τώρα λέμε Έτσι είχαν έρθει από την Πάτρα σε η μάνα μου και πατέρα. πατέρας Πήγε μου. ρομαντικά στην πλάγια την και πήγε βόλτα Και μήνανε ξενοδοχιάκι Ναι και εκεί συνελήφθηνε, από εκεί δηλαδή, από εκείνο το πόρταλ, τη θήρα του σύμπαντο κατέβηκα. Άρα. έχει σημασία οι συλλήψει. Ναι, έσκασε για να μου το πει, δηλαδή. ήμουν 31. Εντρεπόταν. Και μετά από μερικού μήνε πέθανε και δεν το ξέραμε κιόλα. Σταν άρρωστο, τώρα το λέω ιστορία του 91, έτσι. Εντρεπόταν η γυναίκα, εντάξει. Λέει, ναι, τώρα... δεν τα έλεγε, δεν μίλαγε γι' αυτά. Αλλά είχε σκάσει με, με ένα από μικρό παιδί, με κυνήγαγε, α πούμε, με τα κατηχητικά, με τον Αγιαντρέα εκεί στην πάτρα κτλ. με τα ξαπτέρυγα. Και εγώ την έκανα, έφευγα με, μέτρεχες στο κατηχητικό 11 η ώρα το πρωί 11 και 5 συγγνώμη θέλω να κάνω τσία μου έλεγα στον παπά Και έφευγα γιατί δεν η Υπέγραφα και την έκανα Τσία μου έλεγες Τσία Γιατί ένας ψηρικας έλεγε ότι αν ήθελε να κατουρήσει Τον έβγαζε μάνα του πόλτο Α, ψηρικα Είναι ηχοποίητη λέξη από το τσί που πέφτει και κάνει τσί Γι' αυτό δεν έκανε τσί ο ένα λέει μου θύμισε στο άσυλο, ο άλλο λέει άκα-άκα, έλεγε άκα", ο ένα νέο, ναι, ο άλλο και βγαίνει ακανέ. Με δουλεύουν όμω τώρα, εντάξει. Τι λέει, Άσο, με δουλεύουν. Τι του λέει για τι αίρε. Ναι, Μαρμέ, του δίνει σημασία. Τρογομείνω. Λοιπόν, από και ένα άλλο και το τώρα που παίζει για τα τσίσα, ήταν ε... μια μαμά και είχε ένα πιτσίλικα, δηλαδή, α πούμε, 6-7 χρονών, πέντε. Το πήγαινε βόλτα στο πάρκο. Μόλι αυτό ήθελε να κατουρίσει, φόνο Μαμά, θα, θα το μια-δύο-τρει του λέει να σου πω κάτι. Με εκθέτε γυρίζουν οι μανάδε, οι άλλε που έχουν μάθει τα παιδιά του διαφορετικά, με κάνει ρούπα. τι θα κάνω, λέει, θα έχουμε ένα συνθηματικό. Όταν θε να γαντυρίσει, θα μου λε: Θέλω να σφυρίξω. Θα το πιάνω εγώ, τάκ, θα σε πηγαίνω σε μια ακρούλα ή μπορεί να είμαστε κάπου επίσκεψη, λέει. Το συνθηματικό, ναι. Ναι, θα λε: Μα να σφυρίξω. Τα, και θα είμαι έτοιμο εγώ. Και το συνήθω: Μα μάθουν να σφυρίξω αυτό. Λείπει μια εβδομάδα η μάνα του στο χωριό και κοιμάται με τον πατέρα του. Θέλω να σφυρίξω. Περιμένονται, μη βιάζει. Mm. Και είναι η ώρα τρεις τέσσερις το πρωί. Κοιμάται με τον μπαμπά του το πιτσιρικάκι, το σκουντάει. Μπαμπά, τι θες, πώς λέει, λέει βραδιάτικα, κοιμάμαι θα σκορώ το πρωί. Λέει, θέλω να σφυρίξω. Ρέσει με τα καλά σου, λέει, τρελάθηγες, τέσσερις ώρα το πρωί. Λέει, δεν γίνεται, άμα δεν σφυρίξω, θα σκάσω. <laughs> Ρε, τι σε πιέσετε, σφυράκι. Πε να κοιμηθεί και σφυρά στο πρωί. Τώρα λέει θα σφυρίξω. Αν δεν σφυρίξω τώρα, θα σκάσω. Ε, άμα είναι να σκάσεις λέει, σφύρα μου σιγά σιγά στα πτή. Εκεί βόλε μου του ασύλου είμαστε όλοι. Είναι τίτλο Θυμή το άσυλο το δικό μα μου, αφού το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, κάτσε να ρίξουμε. Α, λέγε ποιο είσαι λοιπόν, Έμεινε στο τσίσα με τη μαμά σου και σε συνέλευε κάτι να Ακρόπολη. Για προχώρα. Τι να πω, αρχέ μνήμες τώρα δε. Όσο και να πάνε να μα ξεπαστρέψουν, ε, βγαίνει. Δώ, όπω γεννάει. Εσύ ποιο είσαι, να σε μάθουν οι φίλοι. Μετά θα μπουνε, θα σε βρούνε στο facebook. Είμαι ένα παιδί θα... που μεγάλωσα στην Πάτρα και σηκώθηκα και έφυγα 20 χρόνια και πήγα στην Αμερική. Σπούδασα μουσική. Έφτιαξα στούν το και έκανα δισκογραφικά έργα Έλυνα. στην Αμερική. Έκανα Μάλιστα. θεατρικά πολλά, αβανγκάρντ. Πόσα χρόνια έμεινε εκεί, 21. 21. Μέχρι πότε? Μέχρι το 2002 τελικά. Ωραία. Όπου. Το ένα ήρθε αλλά το δύο γύρισα και τα, τα Δεν τα ωραία εκεί Ποια χαρά μου να δεν ήμουν ωραία Δεν είναι 21 χρόνια Άρα τι σου τη δίνει Και τρελαίνασαι και έρχεσαι Φελίωσα, στην ρε παιδί μου δεν μου τη δίνει βαρέθηκα Πως κάνεις Έκλεισε. ένα ωραίο γάμο Και κίκλει. τελικά στο τέλος δεν αντέχεις άλλο Έμεινες 20 χρόνια με μια γυναίκα και Δεν μπορώ άλλο έκανα και παιδιά έκανα και κίνο Έκανα άλλο, θέλω άλλα τώρα ναι, γεια σα. το που με το γάμο, δηλαδή τώρα του... ε, Ναι, καρ, ήταν την ένα γάμο που τελείωσε. Όχι την καριέρα μου, τη Νέα, ναι, Νέα Υόρκη. Ναι, συγνώμη, τη Νέα Υόρκη, Ναι, ναι, πήρα διαζύγιο. Δηλαδή έφυγα, την παράτησα. Ήθελα να φύγω. Από τα 16 χρόνια ήθελα να φύγω. Εγώ έφυγα στα 3. Εσύ έκατσε άλλα 17. Ναι, άλλα 18. Έκατσα την ίδια μέρα που φύγα από την Ελλάδα, την ίδια μέρα έφυγα από την Αμερική. Περίεργα πράγματα. Δηλαδή 11 Ιανουαρίου του 80, 11 Ιανουανού του 1. Έλα, ε, μυστήρια πράγματα αυτά, τελείω συμπτωματικά. Τρει-εφτά αιτίε. Γι' αυτό λέω 21. Δεν το κόβω το ένα αυτό γιατί είναι περίεργη η σύμπτωση. Αλλά... Κλείνει ο κύκλο λοιπόν για πάνω από τρει-εφτά τραγουδινα... αιτίε. Είναι και ο ιερό αριθμό των Πιθαγωρίων το 7. Το κάνω για να σε γνωρίσουν οι φίλοι. Κλείνει ο κύκλο τη Νέα και σχέση με Ελλάδα το 2001. Πήραμε και του Ολυμπιακού το 1997 και το νέα... με... μου έκανε κλικ εμένα. Ε, Αρθανόμουν να σαμπζάρει έξω από τα νερά μου εκεί πέρα, να με Για το 2004 έστω. Και έφτιαχνα μουσική και ήρθα εδώ πέρα να μπω μέσα στο... στην όλη ατμόσφαιρα να το ζήσω. Δεν ήθελα να είμαι εκτό Ελλάδο για αυτά. Ναι. Κατάλληλο να κάθομαι από μακριά και να. Είχε αλλάξει, είχε αλλάξει το σκεπτικό. Σε παρακολουθούν οι φίλοι και ένα φίλο στην την Αμερική. Λίγο έφυγα στα 10 χρόνια και πέντε μέρε. Και με συγκινεί αυτό γιατί ξέρω εγώ, έχω συναντήσει όλη την ομογένεια εκεί. Μετράνε και τα λεπτά μαγκά. Ναι, όντω. Πάω να σου πω, πω, πω ιστορίε θα, θα τρέχουμε όλοι. Λοιπόν, δέκα χρόνια και πέντε μέρε. Ναι, σημαντικό. Λοιπόν, για λέγε για σου, Ρώδη, αμπράβο. Για λέγε τώρα. Ε, Θέλω, έρχεσαι, και... εδώ, έρχεσαι εδώ. Στην Ελλάδα. Ναι, ρε παιδί μου, και να σου πω και κάτι. Όταν έφευγα από τη Νέα Υόρκη, μπήκα σε ένα ταξί από το, από το Μανχάταν πέντε ώρα το απόγευμα και έπεσα σε Έλληνα. Άντερ. Και είδα, είδα την άδεια που την έχουν εκεί κολλημένη ναι, Κολλημένη δεξιά Ναι, ναι και ε... του πιάσα κουβέντα Γιατί μου και εγώ ταξιτζής Όταν μπήκα στην Εόρκη δούλευα ταξί 4 χρόνια όταν ήμουν φοιτητής Έλα ρε Ναι Από το 80 μέχρι το 84 oh, Από εκεί πώς Και με πά... πήγε τώρα Έλληνας ταξιτζής όταν έφευγα έτσι Και, και μου λέει παλικάρι, μου τι πα να κάνεις στην Ελλάδα, Του λέω Πάω, του λέω, αγαπητέ μου, πάω κάτω. Α πούμε, φεύγουν και εγώ ταξίδι. Τα λέγαμε εκεί, γιατί πήρε μια ώρα να πάμε. Είναι η ώρα, πέντε ώρα τα απόγευμα, δύσκολη ώρα. Και το λέω γιατί είχα συγκινηθεί, γιατί του λέω: πάνω να κάνω τον Άοτο Απόλωνο, του λέω, το πολιτιστικό οργανισμό που έφτιασα, έτσι. Ναι, ερχόμενο εδώ. Ναι, Μάλιστα. και του το είπα όταν, όταν πήγαινα και πήρα την Ολυμπιακή. Και το, το αεροπλάνο τη Ολυμπιακή με φρελάδα λεγόταν έτσι, Όλα αυτά τα μυστήρια. Αλλά όταν. Και συζητάγαμε γι' αυτό. Και ήταν να του δώσω, ξέρω εγώ πώ ήταν, 50 ευρώ. Ναι, α πούμε. Το ταξίδι για να πάω από το 50 δολάρια, ναι. Στο Kennedy Στο Κένεντι. Ναι. Και δεν έπαιρνε λεφτά με τίποτα, ρε παιδιά. Ε, ναι, ρε. Ε, Παλικάρι μου, πα να κάνει τον Άτομο, Όχι, να πα με την ευχή μου, δεν θέλω. Αφού έκλεγα, α πούμε, γιατί ήμουν και εγώ παλιό ταξιτζής κατάλαβε. Και ξέρω τώρα τι είναι να δουλεύει και μια ώρα να πηγαίνει. Εγώ συνάντησα και Ελληνάρια που. Ερχόμουν στο μαγάζι σου για μισή ώρα Για μια δουλειά και κάθομουν τέσσερις Και λέγανε Σόψυχα Δηλαδή γράφω τρία βιβλία Απίστευτα πράγματα Τρομερά ναι. Λοιπόν ολόκληρος όμω για να μην τα Πρέπει αυτά. Παιδί μου στην Αμερική εγώ Διεπίστωσα ότι Έχουμε ένα τεράστιο πολιτισμό Λέει <laughs> <laughs> <laughs> ο Άλτος Σοπίν Ρε Αρίσταρχη <laughs> Από το της Σερβίας μας ακούει Λέει, είχε κλέψει λίγο όλου του προηγούμενου πελάτε, οπότε να σου πήγε τζάμπα. Ξέρω εγώ. <laughs> Καλό. Καλό. Λοιπόν, έλα, έρχεσαι ε... στην Ελλάδα. Πάμε, το κουράγιο. Λέω ότι έχουμε ένα τεράστιο πολιτισμό και εγώ το διαπίστωσα στην Αμερική. Κι εγώ. Δηλαδή εδώ, επειδή γεννιέσαι μέσα σε αυτό, δεν, δεν το, το εκτιμά όσο πρέπει. Όχι, δεν το βλέπει. Πρέπει να βγει έξω για να το δει μέσα. Ναι, και απλώ εδώ πέρα μα δίνουν τη, τη βιτρίνα. Ναι, οι αρχαίοι, ναι, το 40, ναι, εκείνο τα. Αλλά, αλλά επιδερμικά, επιδερμικά μα τα λένε. Ναι, δεν έτσι? το βιώνει. Ναι, και τώρα μάλιστα πάνε να τα βγάλουν και όλα αυτά και τελείωσε να μα αφαιρεί. τελείως Στο θα βγάλουν. Ναι, δεν το βιώνει πρώτα-πρώτα και δεν το ξέρουν. Δεν το βιώνει γιατί δεν το ξέρει. Δεν το ξέρουν να μα το πούνε. Ανοτελία. Αυτό που κάνω εγώ με του φίλου και ο κόπη τα πολλά-πολλά είναι αυτό ακριβώ. Είναι μεγάλε ηλικίε, 40-50 κλπ. Έτσι. Και πάμε βολτίτσες για να μάθουμε την πόλη που ζούμε. Δεν το λέω με την κακή το είμαι την καλή. Δηλαδή. Εσύ δεν ξέρουν, θα... φτάσανε εσύ... 40-50 χρόνια και δεν ξέρουν. Εσύ θα μάθει εμένα, εγώ, εσένα, όλοι μαθαίνουμε έναν τον άλλον. Λοιπόν. Γιατί του πήρε η πορεία τη ζωή. Εμεί είχαμε και την τρέλα μα και. Γυράσκομαι, ναι, διδασκόμενοι. Ε, ναι. Είναι λογικό. Εντό αγωγικών, οι 8 στου 10 ακολούθησαν την κλασική πορεία. Εσύ τώρα με την τρέλα σου δεν την ακολούθησε αυτή, ούτε εγώ. Αλλά τι γίνεται. Κάνει μια οπισθέν και λε, μου κάνατε ένα κύκλο τώρα. Εντάξει, λάθη ίσω όχι, τι έκανε ο καθένα ζωή του. έλατε, τι μια βολτίτσα να σα δείξω, ότι είναι εδώ πίσω στην από την πολυγατοικία, έξω από την αυλή αυτή, στην παρακάτω γειτονιά. καταλάβες. Αυτό είναι καλό. Έτσι πρέπει. Ναι. Και πάνω σε αυτό που λε τώρα για να το ξεχάσω. Έχω εγώ μια φίλη μου, όπου ο πατέρας ήταν 20 όνια σε Αμεριγή. Σε συζητήσεις που κάναμε, τον έχω γνωρίσει. Είχε το μαγαζί του, στα 60 μέτρα, από εκεί που έμενα εγώ, στη Νέα Υόρκη, σε κάποια φάση είχα κάνει δύο-τρει μετακινήσεις, ας πούμε. Και έμενε ο κολλητός μου εκεί, ο αδερφός και φίλος, μιλάμε ακόμα με αυτό, είμαστε 40 χρόνια φίλοι από μωρά. Και μου λέει, ήμουν εκεί, στο Tadde Boulevard. Λέω τι λέτε, Πούστινα, με Δηλαδή Λέω κάτι συμπέωσε, απίστευτε. Όσο τη συνάντησα εκεί. Δεν μπορεί να σου Λοιπόν, κλείσε την παρόλα, να πάμε διάλειμμα για να κλείσουμε με σένα, α μην ασχοληθούμε άλλη φορά. Ναι, και σε κάποια φάση, α πούμε, είχε αρχίσει και μου την έδινε γιατί έχουν αυτή την έκφραση, το It's all Greek to me, όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι. Πώ λέμε εμεί, αυτά είναι Κινέζικα τώρα, τι μου λε. Αυτοί λένε, It's all Greek to me. Και εγώ να του λέω. You better believe it, it's all Greek to you. Δηλαδή, πρέπει να το πιστέψετε, να. ότι όλα είναι ελληνικά, κύριοι, oh αυτά yeah. που μιλάτε. Εφόσον είχα εξελιχθεί και είχα μελετήσει, ας πούμε, και είχα καταλάβει. Και κατά αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε να μαθαίνουμε και εμεί τι άλλε γλώσσε. Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, να. Αγγλικά. Τα ελληνικά. οποία είναι όλα βασισμένα στην αρχαία ελληνική ε, και, α... και στι διαλέκτους. Αυτή για δεν μαθαίνουν ελληνικά. Δηλαδή, και το it's all Greek to me είναι όλε οι ελληνικέ λέξει. Το it's all Greek to me. Yeah. It is, το all είναι όλα. Το it is είναι το st, το, το αρχαίο. Το έχουν σπάσει στη μέση. Το λένε ανάποδα. Όχι το έχουν ανάποδα. Το it το είναι το κάτι είναι. τι. Το, κάτι, το, το τι λέμε είναι, όλα. είναι το it. Μπορεί να το διαβάσαν από του ε, ξέρω εγώ ανάποδα στην ιστορία. Το όλοι είναι όλα. Το όλοι είναι όλα. Κρατήσανε τον το ήχο και βάλανε το α που είναι ναι. στο τέλο κτλ. Ναι. Γιατί είναι ανεμομαδό. Ζώματα διαβολοσκοπή ή ναι. δεν ξέρουν πώ τα ναι. γράφουν. Δηλαδή α... λένε όλοι και γράφουν α. Το Greek γκρίκ είναι γκρίκο γκριακό. Γκρίκο, Εκεί δεν μαθαίνουν αυτοί ελληνικά και πίνουν σε ξένε γλώσσε. Το του είναι το με. Σε μένα, ναι. το ιδωτική και μη, μη ναι. ή το με, με ομικρονιώτα το πει, ναι. το, το αρχείο ιδωτική σε με. Κατάλαβες, δηλαδή είναι όλα ελληνικά αυτά που λένε. Το ας λέει έγινε το κρατάω τάσο να σου πω και μια άλλη εκδοχή, όπως και η φίλη μου Χρύσα τώρα με βρίζει, αν να χαθείς, λέει που οι ηλικίες 40-50 είναι μεγάλες, μα δεν το εννοώ με την έννοια... Είναι όριμη η ηλικία. Μου, δεν είναι, εννοώ δεν είναι 15-20 ρε παιδί μου. Ε, Αμέσως, δεν είναι είναι παιδική αρ, ηλικία. Αφιχτήκανε ρε, τι είναι αυτό, ρε πώ είναι. για να το μαλακώσουμε, λέει τα 40 λέει, είναι τα γυρατεία τη νιώτη. Τα 50 είναι η των γυρατιών. Α, ωραία. Καλά είμαστε, είμαστε στη νιώτη των γυρατιών. Δεν έχουμε πτεμά. Ναι, όπω το δει Εγώ είμαι οικολόγρια, το έχω δηλώσει. Είμαι γραία οικολόγο. <laughs> Έτσι αισθάνεσαι. Είναι σαν νομίκρα. τον άλλον που λέει: Εγώ αισθάνομαι γυναίκα, α πούμε, είναι άντρα. Ε. Λέω: ότι αισθάνομαι ότι είμαι εγκλωβισμένη, γυναίκα εγκλωβισμένη σε αντρικό κορμί. Εντάξει, τι μα μας νοιάζει μας. εμά. Τα ψυχολογικά σου απληρώνουμε εμεί. Ό,τι θέλει λέει, να δηλώνει ο καθένα δεν έχει στη μορφή ανδρός Η φύση βγάζει ή άντρα ή γυναίκα βγάζει. Τώρα από εκεί και πέρα, τι αισθάνεται ο καθένα και πώ θέλει να κυλιέται από εδώ και από εκεί, είναι δικό του θέμα. <laughs> Ο σε από την Αμερική Όντως αυτό είναι η φράση που τη λένε κάθε μέρα οι Όταν φρισιάζουνε λέει τα, τα λέκια Και πέσουνε τα, τα μπιλόζυρια Ναι, ναι, ναι, το λένε The Φρισιάσανε ζύρω. τα λέκια Πλακώσανε τα μπιλόζυρια Ναι, <laughs> κάτω <laughs> Και δεν μπορούν να μου τα σύπια <laughs> <laughs> <laughs> Τι έχουμε εγώ, δεν υπάρχει ο Έλληνα δεν παίζεται πουθενά ρε. Τα μπυλοζήρια λοιπόν, Ο άλλος λέει πόσο χρονό είσαι Εγώ... Είπα είμαι οικολόγρια Με ομικρογιώτα Υγραία οικολόγος Λοιπόν αυτό το αφιερώνω Διότι με η χρήση Μ' άρεσε το ραμπλόν που έβαλε στον Ζέπελη Τι μου θύμησες από τα πιο αγαπημένα Με και βάζω τώρα αυτό Είσαι για ροκάς, να... καθαρό όμως για... ε, ε, Εκδικούμε όσοι με νουχλούνε. I'm mad. Here I am. Rock you like a hurricane. Here I am. Rock you like a hurricane. My body is burning. It starts to shout. Desire is coming. It breaks out loud. That's is in cages. Some brings loose Just have to make it With someone I chose with all his So what is wrong with the night The night is calling. I have to go. Τώρα μετά λένε γκάζια Την γκάζια τώρα Έχουνε μείνει από Αμπραγιάς όλοι Εδώ είμαστε αλπίδου 14 τελεία Ακόμη μια εκπομπή λόγω ημέρας ε, Έκανα κάνσελ του φίλου μου πριν Και ήρθα να κάτσω εδώ Να πούμε μόνος μου να δω θα κάνω Και ήρθε και ο Αλέξανδρος τώρα ε, δεν Καλ... μας χειάζεται αλάρα δεν μας κατοράζει πάρει Τσίου <laughs> Λοιπόν ε, ε, ε, Εδώ μου λένε τώρα την από την ηλικία μου Από την έχω πει και τι θα πω τώρα, άκου, τι μου θύμισε τώρα. Τη σημαίνει ηλικία να μα πούμε Ναι, να μα πούνε τι σημαίνει ηλικία. Λοιπόν, άκου, ναι, μου τώρα, άκου Μου δώσει μια ιδέα. Εγώ είμαι. κοιμόμουν από. μωρό, δηλαδή. Το είχα ξύλινα ραδιόφωνα τότε. Θυμάσαι μετά ήταν ο βακελίτης Και κοιμόμουν το μαξιλάρι και μετά ήταν. στι τρίχε του κεφαλίου μου ήταν το ραδιόφωνο. Χαμηλά και έτσι κοιμόμουν. Από τότε το έχει. Ναι, εμένα μου το ραδιόφωνο, δεν τηλεόραση. Το ραδιόφωνο μου άρεσε. Λοιπόν, μπορώ να κάνω 24 ώρε εκπομπή κανονικά και να είμαι όπω άρχισα. Mm. Uh, the, the wolf is hungry, λέει. Χειράζει the show <laughs> Καλό. <laughs> λοιπόν, ο άλλο κάνει υπολογισμού και λοιπόν ξαναπέστην. Λοιπόν, άκου ποιο ήταν, θα σου πω ένα είδολο είχα στη ζωή μου το οποίο τον ανακάλυψε στην Αμερική. Ήταν ένα. Χιλιάδε τώρα ραδιόφωνο FM στη Νέα Υόρκη. Υπήρχε ένα. Σε έναν σταθμό, έχω κασέτε, μια φωνή απίστευτη, κράταγε τη Νέα Υόρκη στα χέρια του. Δηλαδή είχε, είχε 15 εκατομμύρια πληθυσμό η Νέα Υόρκη, τα, τα, 7, τα 7 ακούγαν αυτόν. Ο σταθμό ήταν Ισπανιόλικο. Και πότε λε. Δεκαετία 80. Εκεί ήμουνα. Ναι, 92 και ATU. Ναι, 92 και ATU, βέβαια. Ισπανιόλικο, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν. Αυτοί κάνανε και κάτι που δεν το έκανε το ραδιόφωνο, οι βάρδιε ηταν ήταν τετράωρες, δηλαδή έκανε εσύ 8-12, 12-6-4 ε έκανε άλλος. Όλο λίγο σε τράωρο εννοείται, δεν είχαν κάθε μια ώρα αλλαγή προγράμματο, προγράμματος, ο οποίος έβαζε μουσικές, έλεγε τα νέα, ο κάθε παραγωγός, έλεγε τα... σε αυτό το σταθμό τουλάχιστον και σε άλλους λόγω του ένα συγκεκριμένο, έλεγε τα νέα, τι εφημερίδες. Τον καιρό, τι θα κάνει αυτό, τι συνέβη ε, Στυλιστικά νέα, καλλιτεχνικά νέα στ, 30 δεύτερα πριν τελειώσει το τραγούδι το ένα Και άλλα 30 πριν τελει... αρχίσει το άλλο στο ένα λεπτό που έκανε τη σύνθεση των τραγουδιών Έλεγε τις παρόλες του Αυτός λοιπόν ήταν... Και γρήγορα πολύ... Ναι, και, και, και καλά. Θα βρω. Θα βρω, <σχελίδι> ναι. θα βρω έχω, έχω πολλέ κασέτες δικέ του. Μια φωνή ιδιαίτερη, τρομερά. Δηλαδή ήταν όλες οι φωνές στα ραδιόφωνα εκεί, γιατί ήταν που θα σε πάω. Και προστίθηκε το έργο εδώ. Από αυτή τη ατάκια που μου πέον μου. Λοιπόν, ακούστε τώρα α, δεν είναι το γλυκό αγαπητή φίλη. Όλε οι φωνές ήταν πιο βαριέ από τη δική μου. Όλε. Αν δεν είχε σωστή φωνή και άρθρωση και κλπ, δεν υπήρχε να κάνει ραδιόφωνο στη Νέα Γιώργη Τώρα δεν ήσουνα ε, ε, ε, ήσουν χιλιμπίλι. Αυτό λεγόταν Πάκο Ναβάρο. Πάκο Ναβάρο. Το θυμάμαι. Την περίοδο εκείνη που σου λέω, Πόσο χρόνο ήταν ραδιόφωνο. και χρόνο ήταν ραδιόφωνο. 80. Μουάω. Ναι. Τότε. Το θυμάμαι το όνομα. Έχω Είναι και κασετ, Θα βρω και θα βάλω για να. Θυμηθούν ναι, τώρα όσοι είναι μέσα ε, ε, ε, Τη λεπτομέρεια που λέω Να δεις πού θα την καταλήξω όμως Πρόσκυψε <coughs> Και έλεγε Μου είχε κάνει εντύπωση Δηλαδή αν δεν άκουγα αυτό ναι, Αν δεν έβαζα 92 KTU Στο αυτοκίνητο θες στο σπίτι Και είχε και τις μουσικές που γούσταρα ενώ Έτσι Λοιπόν Όταν Άνοιξαν η ελεύθερη ραδιοφωνία εδώ. Ανοίγω μια παρένθεση τώρα που είναι σημαντική. Το 89, ο Αρκουδαία, επί Αντρέα σοσιαλιστή Δημοκράτη, ο της ασφάλεια, κυνήγαγε όλου του εραστεχνικού σταθμού και τα FM. Αυτοί οι δημοκράτε, που θέλουν να σα σώσουν τότε, βγάζανε βίτσα για την ελεύθερη ραδιοφωνία. Του κυνηγάγανε όλου. Η ελεύθερη ραδιοφωνία, λοιπόν, να θυμίσω στους φίλου του νεόπλου του, μην παρεξηγήσετε αυτά που λέω, δεν εσά που ακούτε. Ενώ γενικά την κατάσταση την επικρατούσα τότε και σήμερα και τη, τη, τη μεσολαβ, το διάστημα Μεσολάβης. Λοιπόν, ενώ του κυνηγούσαν μετά του δίνανε 40% στην ψήφο που του σκίσανε που λέγαμε πριν δάνεια κλπ. <laughs> το 90 λοιπόν ανοίξαν τα ραδιοφωνά 1984 και το κανάλι 1 του Πειραιά που είχαν τίμει να κάνω από 5 χρονιά 6 εκεί εκπομπέ. από το 2001 μέχρι το 5-6 δεν θυμάμαι. Οι δήμαρχοι δηλαδή και μετά ανοίξανε και τα κανάλια και πήραν άδειε. Αντένα, Μέγα και λοιπά. Τότε ξεκίνησα. 91. Έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω ξεκινήσει να κάνω ραδιόφωνο από το 88 στο Τσόλο Μογκούργο, τον ιστορικό Τσόλο Μογκούργο. Ήταν το μεγαλύτερο ραδιόφωνο των αραστεχνών. ever στην Αθήνα. Και έχει βγει και ένα βιβλίο που το έχει <coughs> στι εκδόσει Λιβάνι. Το έχει γράψει ένα από τα αδέρφια εκεί, ο Δημήτρη. Και το οποίο λέγεται Αντίο και αναφέρει μέσα όλου. Που περάσαν από εκεί και μετά γίνανε αφήρμες Από του Όλους του καλλιτέχνες Τους Έλληνες στους πάντων Ειδικά της pop μουσικής <χε> ε... Τι θες Ρομή, ρε δεν παίζει Έχω βάλει στόπια να μιλήσω ρε αγόρι μου Ναι τώρα λέει παίζει μπάλα Τώρα λέω για το επικουρικό ναι Σύνταξη θα πω μετά <χε> λοιπόν. <χε> Σύνταξη θα πει Συν τη τάξη δηλαδή είμαστε στο σωστό σύν, σωστή τάξη Λοιπόν ε, Και πάω και κάνω προτάσεις Έγγραφες, τις έχω όλε Μέχρι τελευταία στο Ριαλ Αλλά μιλάμε πρόσκληση τώρα Κοιτάξτε που θα σας πάω τώρα Αρχές 90 Αρχίζει το έργο Να τους κάνει μαλάξεις στον εγκέφαλο Ξανθιέσει τηλεοράση Βαρύς ο Και το ραδιόφωνο Ο Λίμπαντε Έχει γεμίσει FM. Και πάω και κάνω προτάσεις Και δεν μου δίνανε εκπομπή Άγνωστοι επισκέπτε, Αυτό που έχω εγώ κάθε Κυριακή εδώ Η οποία δεν υπάρχει Δηλαδή μουσικές Δεν θα κάναμε τόση πλάκα Δεν θα βρίζαμε τόσο σε ένα διόφωνο άλλο Εντάξει Ελληνοκεντρικά θέματα Ελληνική γραμματεία Διατροφές Αυτά τα γνωστά ρε παιδί μου Τα έχω γραμμένα Να αναρτήσω κανένα μέρα Τα δουν άμα σαν Κολλητή τώρα. Εγώ είχα κολλητού σε όλα τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσει που γνωριστήκαμε στην πορεία και τώρα με ορισμένου είμαι και 30 χρόνια άφιλο. Δύο-τρει που είναι και καθαροί. Ένα από αυτού είναι ο Νίκο Ομάνε, τον Άλφα, αδερφό του. Το ξέρω από το 81. Λοιπόν, και δεν μου δίνανε. Δεν την έπιανα εγώ, γιατί δεν μου δίνουν εκπομπή. Να λοιπόν, τι γίνεται να πούμε. Ήταν ένα, θέλω να πω όνομα, ελεύθερο. Στο σκάι Και πήρε μετά θες τον Αντένα Οι, οι σταθμοί αυτές Τα ραδιοφωνά τα σπάγανε τώρα έτσι Πλήρη σαν Και σε ένα βράδυ Έχω πάει να δω ένα φίλο μου που ήταν ειχολήπτης Και ήταν βάρδια εκεί να πιούμε έναν καφέ Και να του κάνω παρέα Και λέγαμε αυτό Και μου λέγανε αλλά δεν τον λόγο Λόγω δεν το ξέρω Μου λένε πολύ βαριά η φωνή σου Άμα είναι αδελφίστικη, παίρνει εκπομπή αύριο. Το τι λε, δε μάλακα. Μου ναι. Mm. Ε, 92-93. Έχει ανοίξει ο κλικ του 91. Αυτό ο τεράστιο Κωστόπουλο, ο οποίο έκανε αντίσταση στο Παρίσι μαζί με τη φίλη σου τη Μερκούρη και όλου του άλλου. Στο καρδιαλά τέκαναν μεταξύ Τζιντώνη κλπ. Κάναν αντίσταση αυτή. Πρόσεξε τώρα. Mm. Και οι υπόλοιποι ήταν στην Γερμανία. Ούτε ξέρω όλους γιατί έχω πάει, τους έχω δει και τα λοιπά Αυτό δεν το έχω ξαναπεί τώρα που λέω τη σύνθεση Και του λέω μα τι λες δε Μου λέει βάλει όλη την πάντα Από το 88 μέχρι το 105 κομμάτωσο Με άριστα βάρους φωνής α πούμε λέμε τώρα Το 10 όλες οι φωνές είναι στο 4 ούτε στο 5 στα, προς... τε... στα τέσσερα. τέσσερα. Στα τέσσερα. Και... Ναι. Πώ σου κάνω μέσα στο μυαλό, και το καταλαβαίνει. Και κάνω πράξη, και τώρα κάντε το πείραμα στα FM, και τώρα κάνω το πείραμα. Όλε οι φωνέ ήταν light. Για να σε έχουν cool. Μετά ήρθε η εθνική μουσική, χαλαρά. Να δεχτούμε και άλλου πολιτισμού, με πιάννη στη σου λέω κλπ. Και το πιάνω το κόλπο. Με καλούσαν λοιπόν μόνο λόγω UFO και ανεξήγητα για να κάνουν αγραμματικότητες. Και λέω εμένα τώρα, το εκφράζω εγώ, αλλά και άλλους τους παρέας τότε, γιουργανάδες, παπάδες, όλοι. Μόνο γι' αυτό. Και ενώ έσπαγε το ταμείο η θεματικότητα και στην τηλεόραση, εκπομπή δεν σου δίνανε, σου, σου λέει και εσύ του κάνει τους κάνεις γυμναστική. Που τους κάνουμε εμείς, τους μαλακίζουμε απ' αν ξυπνήστε εσεί. εσείς. Και τώρα λέμε τα ίδια. Εδώ είναι ο παπά και παράλυτος και ο Σαραγά και όλοι. Και σπάμε το ταμείο στον Αλβεντό Και είμαστε και μόνοι μα. Δεν έχουμε αντίπαλο, δεν υπάρχει άλλο ραδιόφωνο. Αυτά είναι εγωιστικά που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Μπράβο. Και θα του καταπιώ όλου τώρα. Του έχω καταπιεί ήδη. Δεν μπορεί να παίξει μπάλα κανένα. Δεν έχουν έναν άνθρωπο να καλέσουν. Συνοτιέκλεισε ο Χαρδαβέλα. Με μια συγκυρία με το Άλτερ, μπορούσε να πάει σε ένα άλλο κανάλι. Έχουν απαγορευτεί αυτά Γιατί Γιατί ερχόντουσαν αυτά που ήρθανε τώρα Και τα βλέπουν όλοι Βγαίνει λοιπόν η Κοστοπουλία Το 91 Έχει δηλώσει Σε συνέντευξη του Ότι όταν έφτιαξα το κλικ το περιοδικό Και το κλικ FM Είχα πέντε άτομα Οι τέσσερις εκτός από αυτόν Δεν είναι σίγουρο Λέμε τώρα Ήταν αδερφάς Το έχει πει ο ίδιος οι τέσσερες αδερφές Ηταν ναι, η πεμπτουσία. Πέντε ήταν. Με το πει, Εγώ άδερ. δεν λέω ποτέ δικά μου. Εγώ είμαι συνθέτη. Δηλαδή, όπω εσύ συνθέτη, ε. εγώ ξέρω να συνθέτω. Πιάνω μια λέξη από σένα, μία από τον διπλανό, μία και βγάζω άλλο νόημα που είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν. Κολλάζ. Κωδικοποιημένα. Το κολάζ. Ναι, με κολλάζει τώρα. <laughs> Περίμενα. Μα κολλάζε δηλαδή. Ναι, συνθέτω. Ε. Και πιάνω μου, λέει η Λούγκρα. Πάρα πολύ γνώστη Λούγκρα. Γιώργο μου αυτός είναι ο λόγος λέει, που δεν σου εκπομπή. Μετά από λίγο καιρό ακούω κάτι άλλο, κάτι άλλο, τα συνθέτω και λέω νάτι απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση. Και βγήκε η Λούγκρα μέχρι τώρα, μετά πήρε εκπομπές τηλεόραση, σπάγει τα ταμεία, όλες οι γόμενες βλέπανε Κωστόπουλο. Και δίνω σχατήρια στο Γεωργίου, τον αθλητικό γράφο Αυτόν που, τον ξέρω μόλι που του λέγουν τα δόντια Έχει βγει στην τηλεόραση Σε μεγάλο κανάλι Στο παράθυρο Και λέει αυτός διακόρεψε την νεολαία Αυτή η Λούγγρα που λέγεται Κωστόπουλος Πέτρος Ο Γεωργίου τα έχει πει αυτά Εγώ τα λέω τώρα μετά από 20 χρόνια. Σπαρέ τα λέω Λοιπόν να συνθήτε, το πατλ ναι. Και ακόμα δεν το έχουν καταλάβει και λένε: Ζήτω Αλέξη. Μα Αλέξη είναι κατασκευασμά ρομπότ, ναι. βιολογικό ρομπότ, για να ξυλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο που δεν έχει μείνει τίποτα. Ναι, είναι συγκλονιστικό αυτό που γίνεται. Και με ένα τόσο άχρηστο άνθρωπο πραγματικά. Και όταν δηλαδή. βάλω το 92 KTU χρόνια, τον Μπάκο Ναβάρο 92KTU πριν 30 χρόνια, αυτό είναι ο θαυμαστή μου στο ραδιόφωνο, δεν έχω ακούσει άλλον ποτέ. Τα έχει όλα. Ει από τότε. Αμέ. Χίλιες Λοιπόν, εγώ θα σα χαιρετήσω. Πάπα μου. Πάω. Δεν έχω πλάτανο. Τι δεν έχει. Για να μας χαιρετήσεις <laughs> Τι λέγανε οι αρχαίοι. Χαιρέτα μα τον πλάτονα. Και αυτοί το κάνανε πλάτανο. <laughs> ναι, έλεγε λέει ότι είναι και φίλο του. Αυτό και η κορομιλά. Ναι, τα σουλούμου είδε ωραία. Αν γυρίσουμε πίσω την ταινία. Ε. Πώ δουλεύει το έργο και κουμπώνει. Η Πάνια είναι μια ιστορία που μπορούμε να τη συζητήσουμε μετά. Να βάλω ένα τραγούδι να ανακαλυνιχτήσω το φίλο μου. Ευχαριστώ για την παρέα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Μέχρι 12.30 την έβγαλα λίγο. Θα θα κάνουμε την κανονική εκπομπή που λέγαμε. Την η Κυριακή έχω. Άκουσε. Τώρα εδώ που είναι οι φίλοι για να σε γνωρίσουν να ακούσουν τι μουσική σου. Την Κυριακή έχω το Τζίγκριτζι. Γραμμμική αλφα από το. Ωραία. Είναι φίλο ο Μινάς. Λοιπόν, την άλλη Κυριακή θα σε δω. Την άλλη Κυριακή Την άλλη Κυριακή Σήμερα ναι. έχει ο μήνα 17 Σάββατο 18, 19, 18 20, 16, την Κυριακή και 7 25 ναι, 16, ναι, 25 25 την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή θα σε το. Χάχαλης Καρποδένησαν 8 ναι. Θα έρθει 8 παρά Θα βάλουμε τα πατριωτικά Θα βάλουμε μουσική σου ναι. Και θα πούμε θεματολογίες δίκες σου Ωραία θα μιλήσουμε για την Κάτω Ιταλία Θα μιλήσουμε για όλο αυτό το σύστημα το οποίο γνώριζεις πάρα πολύ καλά Ωραία με τα χαράς Έληξε. λοιπόν νύχτα ε... στους φίλους Μισό λεπτό κάτι λέει Λοιπόν ε, Πριν φύγεις δώσε Facebook Και πού μπορούν να σε βρουν στο Google Αλέξανδρος Κάχαλης Δεν υπάρχει άλλος Τα λέει όλα ναι, αγγλικά, ελληνικά, στο facebook είναι αγγλικά. Δηλαδή με. CH. Όχι CH. h HA. HA, χαχάρε. Ναι. Το CH στα αγγλικά είναι τσατσάλι. Αυτό έχει μείνει από τα γαλλικά. Τέλο πάντων. Είτε α, είτε α. Λοιπόν, για να δείτε ποιο είναι ο συνομιλητή μου, να μπείτε Αλέξανδρος Χαχάλη. Να βάλουν χαχάλη στο YouTube, ελληνικά ή αγγλικά. Να βρουν δεκάδε πράγματα, να στείλουν ένα γεια. Σε ένα άλλο χρωμά. Λίγο διαφορετικό. και ο Αλέξανδρο Composer στο... στο Facebook. Αυτή είναι η δική μου ιστορία. και στο Instagram, δεν το χρησιμοποιώ. Το δικό μου Βαδιά. συγκριτικό το είναι αυτό. Ο Αλέξανδρος παίζει λίγο διαφορετικά τα θέματα και δίνει μουσικές με κείμενα ελληνοκεντρικά και animation και ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, είναι επίπεδο βαγγέλη. Αυτό είναι το, το, το, το, το κεντρικό σημείο που μένει. Αυτό να ξέρετε. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήρθε και μου χτύψει την πόρτα εδώ, Ο Βαγγέλης είναι ο γκουρού μου. Ο ο Ο μέντορ μου. Από πού βγαίνει το επίθετό σου, ρωτάει ένα φίλο από τη Θεσσαλονίκη. Το επίθετο ήταν Χαχαλούδη μέχρι το 1650 στη στον Αγιώργη το Σικούσι τη Χίου. Μάλιστα. Το οποίο δηλώνει και θρακική καταγωγή. Και σε κάποια. Τα βρήκε ο αδερφός μου αυτά, στο χωριό εκεί, στον ναι. Αγιώργη. Ω, καλησπέρα, Μιχάλη, μισό λεπτό. Κολόμβια, Μποκοτά Αν με ακούσει αγοράκι μου Θέλω μετά από λίγο Θα σου πω εγώ από τον αέρα Να με πάρεις ένα τηλεφωνό Δύο λεπτά να μην χρεώνεσαι Να σε βγάλω στον αέρα Να σε ακούσουν οι φίλοι από την Κολομβία Τον Ελληνάρα, το φίλο μου το Μιχάλη live. Λοιπόν, καλησπέρες Στην Κολομβία Ολοκλήωσε 1600 τόσο από... Ήτανε Ναι και κάποιο πρόγονο, δεν ξέρω, και με του Τούρκου τι έκανα και το έκοψε Χαχάλη. Χαχάλη δηλαδή. Είναι Χάχαλη, έγινε στην Πάτρα, αλλά Όταν οι λίγουσα είναι μακρά, η οι προπαραλίγουσα δεν τονίζεται. Στο προφίλ σου έχει το Μεγαλεξαντρό. Ναι, με, τον ναι. έχω, ναι. Με ρωτάνε. Ναι, ναι. Ωραία, αυτό είναι. Γιατί έκανα και το μεγάλο συνέδριο για τη Μακεδονία. Ναι, Με Καλόπουλο, Τζάνι. Ποιου άλλου. Όχι, Τζάνι ήταν στην πρώτη Οδύσσια. Ναι. Όχι, αυτό που έκανε. Στη Μακεδονία δεν ήταν Τζάνι, ήταν ο Καλόπουλο. Και κάτι άλλο τώρα. Ο Κοντο Γιώργη, ο Κασιμάτη. Ποια άλλοι που είχε ανέβει προ. Του, αρχάς ήταν εμπνεύει. Όταν 40, 40 καθηγητέ. Ήταν, ήταν ο Κρυσπύρου του κολεγίου, του ελληνοαμερικανικού ο, ο, κολεγίου. ο, ο Λεκάκη. Όχι, άλλοι γνωστοί γνωστή δική μα εδώ. Ε, γνωστή σου είπα, ήταν ο Καλόπουλο. Ο Παπαμαρινόπουλος ο Σταύρο. Γεω... ο Ήταν ο, ναι, ο, ο Κοντογιώργη που ήρθε και προσωπικά και όλε οι στη Θεσσαλονίκη. Ο Κασιμάτης ο συνταγματολόγο ε, κάτω από που λέει παλιά... ότι αυτά δεν τα υπογράφει, που υπογράφουν ούτε με τον πιστόλι στον κρόταφο. Ακριβώ. Ναι. Και είπε ότι είμαστε υποκατοχήν και δεν πρέπει ούτε να ψηφίζουμε, ούτε να πληρώνουμε, ούτε να κάνουμε φορολογική δήλωση. Θέλει αντίσταση. Λοιπόν, Μέχρι να το καταλάβει αυτό ο λαό είμαστε ραγιάδε. Ο διαμαντάρα. Ήταν και Διαμαντάρας Μπράβο. βέβαια. Και μου το λέει από την Αμερική γιατί είχε στηθεί και άκουγε. Α, ναι. Έτσι. Λοιπόν, είδε ότι παρέα εδώ. Και τώρα βγάζω μονωμένα τα γεγονότα. Η, η, η φίλη μου η Άντζαλα Γκερέκο το ξεκίνησε. Ε, είπε πολύ ωραία πράγματα. Σε τιμάει αυτό τώρα ή όχι. Που είναι Βέβαια φίλη σου. σου. Αγγλικά. Αγωνί... Που είναι φίλη μου που βγήκε και ξεκίνησε την Οδύσσια. Α. Και λέει ότι δεν μπορούμε να είμαστε μάρτυρε στην ευθανασία τη χώρα μα. Τη μα. Και τι κάνει, αυτό που είχε υπάρξει υπουργό πολιτισμού, τι κάνει, γιατί δεν βγαίνει τη Λωράση, να έχουν θάψει, γιατί δεν κάνει μια δήλωση, μια συνέντευξη, να πει μια μαλαγία, γιατί δεν την έκανε την Οδύσσια. Είναι ο Άντζελα, Μακεδονία, Την Οδύσσια την ακούσαν αυτοί που ακούσανε. Τις εφημερίδε να κάνει μια τρίκ. Το ένα... βγάζω τώρα, φίλε Αυτή τι έκανε, να κάνει ένα τρίκ, να ασχοληθεί η τηλεόραση μαζί τη και αν τα χώσει, για γιατί παίρνει τα φράγκα τη. πάντων, δεν είμαι και δικηγόρος εγώ τώρα, Όχι, την κρίνουμε πολιτικό πρόσωπο Ήταν και ο ο Μερκούρη. Όχι, ω φίλη σου. Σοβαρός πολύ. Μην με κάνει το άνοιξο στο μάμο. Γιατί. Για τον Σπύρο το Μερκούρι. Πέθανε κιόλας πριν δύο μήνες Δεν, με πειράζει, δεν τον αγαπώ, σε αναχωρήθηκα Εγώ την αγαπούσα και τον αγαπώ πολύ Δικό σου πρόβλημα Εγώ δεν ασολούμουν αυτούς Είχα πάει σπίτι του, ξέρεις που είμαι Στην Τζακάλλοφ, Τέσσερις ήμουνα Λοιπόν και λοιπά Πρέπει να γράψω βιβλίο. Τι σου κάνει; Δεν μου κάνει τίποτα ε, λοιπόν. Αλλά δεν έκανε και τίποτα Ζούσε με το επίκτο που κουβάλαγε <σομίως> από προμόσιο <σομίως> τη αδερφή <σομίως> του. Σε κάποιε εκθέσει για τον πολιτισμό έφτιασε αίμα ο Γιάννη. Ζούσε από το επίκτο. Χρειάστηκε δέκα χρόνια εγώ το Μερκούρτι. Αλέξανδρα, μου άνοιγε τη διαζήτηση σε μένα. Εγώ είμαι πιθυκός. Ζούσε από το επίκτο τη αδερφή του και ήταν άχρηστο. Όχι, Φίλε. Όχι κάνεις... <σομίως> Έχει... <σομίως> τον αδική. Και τον έβαζε στι ταινίε τη ω παραγωγό για να παίρνει κανένα πλούτο. Αυτό τι τα Ήταν ο μάνατζερ πίσω από τη Μελίνα. Χωρί το Σπύρο δεν θα κάνει τίποτα η Μελίνα. Τα, έχω, τα ξέρω εκ των Να, έσω. Μου λένε μην το ανοίγεις το θέμα. Ξέρει ο τα, κόσμος. Ξέρω εκ τα ξέρω εκ των έσω. Χωρίς το Σπύρο δεν ξέρω που θα ήταν η Μελίνα. Είναι ο αδικημένος. Είχε, ήταν πολύ ψηλότερο επίπεδο από τη Μελίνα ο Σπύρος. Μην και μου στη γνώση. Εγώ δεν οξύνους, α, φοβερός. Παθιά ήταν... γνώση της αρχαίας Ελλάδος και των τραγωδιών. Εγώ δεν είπα τίποτα υπάρχει... από αυτά. Λίγοι ήταν... άνθρωποι. Είχανε, έχουνε, Όχι, δεν ξέρω κανένα να έχει την Είπα τη γνώση, εγώ τίποτα πύρωση. από αυτά μειών που λε. άλλο είπα. Αφού είχε αυτή τη γλάση δεν τον ήξερε κανεί ω αδερφό τη στον και, ήταν και ο άνθρωπο. στον και, και, και σε πληροφορά Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν μας απασχολεί το όλο ε, Τέλο τώρα έχει πεθάνει ο καθένα. Αλλά εγώ δέκα χρόνια κόσμο. Λοιπόν, τώρα που είπε παμπτόχο και βάζω τραγούδι. Ε, τον ξέρω εγώ το σπήρα, δεν τον ξέρουν οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη. Όσο τον ξέρει και παμπτόχο. Όσο είναι 10 χρόνια μέσα, ξου κάναμε ένα σώρο πράγματα μαζί. Λοιπόν, τώρα που είπε παμπτόχο, γιατί είναι ανάγκη από να είναι πλούσιο, θα σου πω μια ρίση. Γιατί δεν κυνήγα για τα χρήματα. Θα σου πω μια ρίση τη ειρήνη παπά. Την οποία δεν την ξέρουν οι νέοι, δεν τη διαφημίζουν εδώ. Τεράστια. Ελληνίδα. Έχει διαφημίσει τον Ελισμό σε τον πλανήτη. Οι λούγκε. Οι αριστερέ ξέρω και την Ειρήνη, ε, πατά, Άρα, είδε πω συνδέονται όλα. Ε, την έχει ο παπά? Χατζη Νικολάου στο Μέγκα. Εγώ είμαι ελεφάντας Την έχει ο Χατζη Νικολάου στο Μέγκα. Ποια είναι η ρίση της? Και αφού, αφού, αφού, αφού, αφού, στη συνέντευξη τη λέει στο τέλο: Τη λέει, Έχετε κάνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Διάσημη, Πιο διάσιμη δεν έχουμε. Σύκη μου Και. Δεν έχετε μία άλλη Θα πεθάνετε λέει στην ψάθα Και τι του απαντάει ο Μαγκά Δεν με νοιάζει αν θα πεθάνω στην ψάθα Γιατί όταν πεθάνω δεν με νοιάζει Αν είναι ψάθα από κάτω ή όχι Αλλά δεν έζησα στην ψάθα Αυτή είναι η απάντηση Εντάξει μεγάλη μορφή τώρα Ερήνη Είναι με, με αγεροντική άνοια Αλσχάιμερ στα 90 Εύχομαι να, να φύγει τι και αυτή θυμά, να, σιγάς... τάσου, Τι θυμάσαι 90, να, 90, να τα γραφτεί Που είπα τώρα Εάν τη θυμάσαι, σου γράφει τον καθένα. Εμένα μου είχε πει η παπά ότι δεν τη δίνουν ποτέ δουλειά στην Ελλάδα και δουλεύει στην Πορτογαλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, εκείνη την εποχή. Είδε ότι ανοίγει τώρα πληγέ, ρεαλίτη. Α σου φύγει. Όριστε, μου γράφει. Τι αε Μελίνα λέει. Ντασέν Ζιλ. Εβραίο γνωστό. Λοιπόν. Επειδή είσαι καλό παιδί και καθαρό μυαλό. Εγώ τη Μελίνα δεν την ήξερα Γι' αυτό είμαστε φίλοι... σπίρο 10 χρόνια. Περίμενε, ρε. Από του πιο αγαπημένου μου φίλου. Δεν το ξέρει ότι έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία να τον άλννε. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το πώ έχει οπτική γωνία για πίσω από την κουρτίνα και πώ έχω εγώ, είναι άλλο κομμάτι. Δεν θα διαφωνήσουμε. Αλλά ισχύουν και τα δύο. Το ένα είναι αυτό που λε εσύ, το άλλο είναι αυτό που λέω εγώ. Και τα δύο ισχύουν. Εκμεταλλευτήκανε καταστάσεις. καταστάσει. Να χέσω το σοσιαλισμό του. Στο Παρίσι το ξίνανε όλοι αραχτοί. Και ήρθαν εδώ να το παίξουν στου αμαθεί νεόπλου του Έλληνε. Αν, Αντιστασιακοί. Έχει κανένα αρμπαλάκι αντιστασιακού Έλληνα. Να πάει στο κομμουνιστικά καθεστώτα όταν ήταν το μπλοκ μέχρι το 90. Στην Νέα Υόρκη είναι όλοι. Ο άλλος έχει τα παιδιά του στο ιδιωτικό σχολείο και λέει όχι η πανεπιστήμια. Ο Τσίπρας. Μαγαρίζει για την Κυψέλη που μένει. Θα χαλάσουμε τη βραδιά και να μιλάμε για αυτό το... Ότι τι χαλάμε. Όλοι. Τα παιδιά του τα έχουν στα Αμερικάνικα κολέγια, οι Παπαρίγα, όλοι. Και τρώνε σαν ό, οι δικοί εδώ. Ε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ε, λοιπόν, εγώ δεν είμαι μεγάλο. Και του αρέσει κιόλα. Α το τρώνε. Αφού του αρέσει. Ε, ναι, βλέπει, όχι κεραί, σου είπα και μ' καν. Αγόρι μου. Λοιπόν, αφιερωμένο. Α, πριν φύγεις, σου κάνω ένα κουίζ μαζί με τους φίλους. Θα βάλω το τραγούδι αυτό και μετά αφήγεις φύγει. Τουλάχιστον στην αρχή είναι Βάλτε. μεγάλο. Το έχω βάλει μεγάλο, για να σε πάω κάτω κι αυτά, αλλά θέλω να μου πει. Τον καλλιτέχνη στα πρώτα δύο λεπτά Όπως και οι φίλοι που θα το άκουσουν Και είναι αυτό Ένα από τα καλύτερα ζεμπέκικα που έχουν επαιχθεί ποτέ σε ηλεκτρική κιθάρα. Γι' άκουστε. Ποιος το βρει είναι είναι την περιοχή Αττικής, είναι καλεσμένος σε μια εκπομπή εδώ στους άγνωσους επισκέπτες. Στους άγνωσους επισκέπτες. Κυριακή, όποτε κουστάρια. Όποιος το βρει. Λοιπόν αφήνω το τραγούδι να παίξει, επιστρέφω, να δω τις απαντήσεις στο τσάτ, να κατεβάς το χαχαλί. Δεν είδα να το βρει κανένα, Λυπάμαι ιδιαίτερο, Είναι απίστευτος κιθαρίστας Top Και είναι Πρέπει να το πω Δεν μπορώ να μην το πω Λοιπόν είναι το Rock με Baby Και ο κιθαρίστας λέγεται BB King Για να δείτε ότι οι μπλουζίστες Χτυπάνε ροκές που καίνε Όπως και οι ροκάδες Πήρανε το blues και το κάνανε πιο γρήγορο. Όλα αυτά που πέζουν οι Rolling Stones είναι παλιά blues από τον νότο. Όπως και τα όνοματα, το Pink Floyd τα αρχικά, το Pink είναι το ένα αρχικό και το Floyd το άλλο. Δεν θυμάμαι, τους έχω εδώ σε λίστες, αλλά δεν θυμάμαι τα επίσης θα τα πω όταν τα βρω να τα βάλω. Οι άνθρωποι είναι μπλούζιστες, οι Pink Floyd εννοώ και το όνομά τους είναι το πρώτο όνομα ενός μπλουζίστα που δεν είναι γνωστός και το άλλο είναι το Φλόιντ ενός άλλου μπλουζίστα του Νότου που δεν είναι γνωστός. Λοιπόν, αυτά τα λέω για να συνθέτουμε λίγο τις γνώσεις μας. Άλισον Σουμπερνάρ εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Όχι, είναι ο BB King στο Ρόκμι Babe. Λοιπόν, Κατέβασα τον φίλο μου, ο οποίος είναι ο Αλέξανδρος ο Χαχάλης, να μπείτε να τον κάνετε φίλο από εδώ από εκεί, τεράστιος, τεράστιος. Και την άλλη Κυριακή, όχι μεθαύριο, θα είναι κοντά μας εδώ, για να ακούσετε και μουσικές, τις οποίες θα μας αναλύει το έργο του και επειδή είναι και πάρα πολλές οι του στην πραγματικότητα και εμπνέεται από αυτά, όπω είπε πριν, εν συντομία Ποια είναι η τρέλα που κουβαλάει Και Θα τον έχουμε κοντά μα Στην άλλη Κυριακή Να πάρω μια... σαν να πιώ ένα νερό Βάζω λίγο UFO Μια γκρουπάρα Αμερικάνικη ε... Το Only you Can rock, rock me Λοιπόν Ενέρω τι με η ηλικία μου Θα την κάνω σταυρόλεξο να βγάλω και κάνα φράγκο δεν κατάλαβα, εδώ περνάμε όλη η τζάμπα και στο τέλο την πίεση την τραμπάμε εμεί. Λοιπόν, πήγαινε και στο PayPal βάλτε κανένα ευρώ μέσα να μπορούμε να κινούμεθα. Εγώ στηρίζω όλου εδώ, ξέρετε, μόνο μου, όλου. Ε? Όλου που έρχονται εδώ του στηρίζω. Λοιπόν, πάρτε και ένα βιβλίο του Γρηγορίου, του Πώ το λένε, το καινούριο με τον όμοιρο του Γεωργίου. Τι θα γίνει τώρα. Όλο υπεκφεύγω, λέω. Λέει. Αυτό μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητας. σε τις γυναίκες λέει κρύβεις την ηλικία σου. Ε βέβαια που με λένε ντόρωθι, έχω κάνει και επέμβαση, τι είμαι εγώ, ηλίθεια. Λοιπόν, βάζω το επόμενο, να πάρω μια άνασα, να βάλω ένα νεράκι και επανέρχομαι soon. UFO UFO, γκρουπ τη δεκαετία του 80. Μόνο εσύ μπορεί να με Λασπόλουτρο Κυλιέ με στη λάσπη Κυλιέ στη λάσπη μέσα Ναι Όμιρε πέστα, τα μην τα μην τα Αμέσω Αμέσως δε, να με θάψουνε Τι είναι αυτό Τι είναι πούς... αυτό το πράγμα Αμέσως, δε. Και εγώ νόμιζα ότι αυτοί που άκουνε εδώ Αλμπέντο είναι διαφορετικοί Λοιπόν Σας έχω και μια έκπληξη τώρα Και να κάνετε ησυχία Θα βγάλουμε στον αέρα το Μιχάλη από την Κολομβία Τώρα Με πάρει τηλέφωνο <coughs> Με πήρε Δεν τον ξέρω Δεν τον έχω δει στη ζωή μου Δύο φορές με έχει πάρει τηλέφωνο Να με παρακαλέσει να βάλουμε επανάληψη Και να στείλω χαιρετήσματα στο Μιχάλη Δεν τον ξέρω Λοιπόν Και νομίζω ότι τον ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό θα του διαπιστώσουμε όλοι όσοι είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Αυτά μόνο στον Αλμπέντο γίνονται αν λαμβάνεστε θέλω να πω. Λοιπόν, μόνο στον Αλμπέντο γίνονται αυτά και τούτο θα το σταθερό να με πάρει για να έχουμε καλύτερη έτσι, ε, καλύτερο ήχο. Ο Μάικ από τη βοκότα Κάπου εκεί μετάξει Μεντεγίν και Μποκοτά είναι Δεν μου έχει εστιάσει ο Big Brother Αλλά θα τον ρωτήσω Και θα μου τα πει Τώρα Περιμένω Έλα Μιχάλη αγόρι μου Σε παρακαλώ δεν θέλω να κάνω χάσμα yeah. Λοιπόν έχουμε στον άρα την Κολομβία Πώς είστε κύριε Θέλω να πω καταρχάς μια πολύ μεγάλη καλησπέρα Σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη Όπου και αν μας ακούν και, ε, αλλά θέλω να δώσεις ε, ιδιαίτερα χαιρετίσματα προχτές είχα τηλεφωνήσει και σου είχα πει να πεις χαιρετίσματα στο Μιχάλη τον Γρηγορείο ε, με τον οποίο έχω γνωριστεί προσωπικά έχουμε πει δύο φορές, τρει φορές καφέ Α, δεν μου τα λέει. Ε, για μένα είναι ένας άνθρωπο πολύ σπουδαίας ε, στη ζωή μου αλλά δεν είναι όμω μέσα στον Αλμπέντο μόνο ο Μιχάλη ο Γρηγορίο για να μην αδικήσω κανέναν. Ε, είναι πάρα πολλά άλλα ονόματα. Λοιπόν, ε, επειδή μου είπε ότι μπορεί, έχει λίγο χρόνο να μιλήσουμε και είναι ιδιαίτερη. Όσο θέλει, όσο θέλει. Άπλετο. Άκουσε με. Είναι ιδιαίτερη yeah. χαρά για μένα, τιμή μου και συγκίνηση και για όλου γιατί βλέπω εδώ τι γράφουν στο chat. Εκτό αν έχεις και εσύ μπροστά σου και βλέπει. Απο... Αυτό που δε, ε, λυπάμαι δεν μπορώ να. Εδώ δεν μου ανοίγει η chat. Και δεν έχω τάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Σου μεταφέρω εγώ τον ενθουσιασμό των φίλων από διάφορα σημεία. Καλησπέρα, Κολομπιανέ, ε, Πατρίδα μου, λένε από τη Σερβία ο φίλο ο Αρισταρχος, ο οποίο είναι σεραίο, από τη Θεσσαλονίκη, από παντού. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Το έχουμε καταφέρει αυτό όλοι. Λοιπόν, ε, να το πάρουμε από την αρχή λίγο να σε γνωρίσουμε. Γιατί πλέον είμαστε επικοινωνία Και μετά εσύ πες ό,τι θες Για μένα, για τον Αλμπέντο, για τους φίλους Για πάρτες ό,τι γουστάρεις Λοιπόν, ποιο είσαι κύριε μου Λέγεσαι Μιχάλης τι Μιχάλης Δεμερνής Είμαι από τη Μητυλίνη Γέννημα θρέμα Ωραία. Ε, Έχω φύγει όμω από τη Μητυλίνη Από κοντολογής Από 20 χρονόταν έφυγα για φαντάρος Ναι Και έλυσα τα υπόλοιπα μου χρόνια Στην Αθήνα ναι. Μέχρι το 2009 Το 2009 Πήρα την απόφαση Τρία χρόνια νωρίτερα πριν κλείσω Τα 37 χρόνια που ήθελε το ΤΕΒΕ ναι. Να πάρω Σύνταξη από τη ΣΥΜΕΑ Όπως το ακούς Να πάρω σύνταξη από τη ΣΥΜΕΑ είναι έχει αναπληρώνω το ΤΕΒΕ βέβαια Ναι Και ήρθε και καταστάθηκα Στην στη Κολομβία Αρχικά πήγα στη με Στην Πογοντά ναι, μια ανατελεία. Στη συνέχεια, συνέχεια έφυγα ναι. και φύγαμε. Μένουν τα τη γυναίκα μου ε, Φύγαμε και τώρα μένουμε στο Μεντεγίν. Α, ε, καλά είδα εγώ το δορυφόρο στο Μεντεγίν, άγόρι μου, δεν κλειτώνει κανείς από Μια μένα. πόλη, τι να σου πω τώρα, βγήκα το πρωί από, τη, από το σπίτι μου για να πάω σε κάποιε δουλειέ που είχα. Ε, ήταν, τι ώρα ήταν, 7.30 ώρα. Δεν μπορώ να σου μεταφέρω αυτό που άκουγα Να κελαϊνούσαν 200 άγρια καναρίνια Λέω και λίγο Λοιπόν κάτσε εμάς θα όλα μαζί Να σε κατευθύνω λίγο για τους λόγους Να καταλάβουν όλοι οι φίλοι το εξής Εσύ ναι. ενώ όλοι πάνε σε μέρη εντό εισαγωγικών Δυτικού πολιτισμού με Μάρια, Ανέσης κλπ Σου την έδωσε δεν ξέρω πώ θέλω να το ακούσουμε αυτό Και πήγε στην Κολομβία ε, ποιος ήταν ο λόγος που σου έκανε κλικ να πας εκεί Βέβαια Η γυναίκα σου είναι Έχω από τί... την. Η... Πολύ ωραία ερώτηση Η, Η... Η, Η... Γυναίκα... Η γυναίκα μου τη γνώρισα στην Ελλάδα Ήταν Κολομβιάνε και ήταν πρόξενος της Κολομβίας στην Ελλάδα Μάλιστα μας έλυσε στη ογκρίπο τώρα <laughs> Ωραία Δεν θέλουμε, Δεν θέλουμε περισσότερα ε, Έμεινε στην Ελλάδα 10 χρόνια Και μετά Φύγαμε και ήρθανε επέλεξα Μπράβο. να ζω στην Κολομβία. Δεν, δεν με έφερε κανείς. Αυτό Είχα πει. την πολυτέλεια να πω ότι θέλω να μείνω στη Γερμανία. Θα πήγαινα στη Γερμανία. Είχα την πολυτέλεια να πω ότι Θέλω να μείνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα πήγαιναν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Στον Καναδά, στην Αυστραλία, όπου ήθελαν. Σωστό. Αλλά επέλεξα να μένω στην Κολομβία και ήμουν τυχερό. Για έχω... πολλού λόγου. Έχω... Από ποτέ μην... ε... ε... δεν, δεν φοβάμαι, <σχε> δεν τρέφουμε κανένα. Εγώ έχω επιλέξει να μένω στην Ελλάδα, γιατί η φυ... η... Η... Η... Η... έχω την ίδια αντίληψη που λες. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό. <σχε> αυτό θα πει ότι αγαπάς πολύ τη γυναίκα σου για να την ακολουθήσει εκεί μέσα, στη ζούγκλα ή σε αυτή την πατρίδα. Το ένα. Και το άλλο, να μα βάλει το κλίμα. Πώς λειτουργεί εκεί το σύστημα της καθημερινότητας, Μη, δεν θέλει με τα πολιτικά. Αυτό που είπες, δηλαδή είναι μες τη φύση, είναι πολυπληθύς η πόλης, πώς λειτουργεί το έργο εκεί, για πε μα, ε, Σε χοντρέφηρα η Κολομβία δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο μέσος Έλληνας. Ε, δηλαδή ίσω να φαντάζεται επειδή βλέπουν κάποια... Κάποια βιντεάκια στην τηλεόραση που δείχνουν ε, τη ζούγκλα και δεξιά. Ναι, ναι. ε, η Μπογκοτά είναι μια πόλη περίπου 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Α είναι τόσο πολύ, Εντάξει. Με πολύ... ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλη η χώρα. Ε, πόσο πληθυσμό έχει, Όλη η χώρα έχει 50 εκατομμύρια και γι' αυτό που λέει ο Γρηγορίο, το 1960 η Κολομβία είχε περίπου τα 15 εκατομμύρια και σήμερα έχει. Έχει 48. Ναι. Και εμείς ήμασταν 10 και είμαστε 3.000 χρόνια 10. Λοιπόν, αυτό ακριβώ. Ε... Η πόλη που μένω του Μεντεγίν είναι μια πόλη 4 εκατομμυρίων. Ε... Περίπου 4 εκατομμύρια είναι και το Κάλλι, πιο νότια από εδώ και πιο... Μια Αθήνα ε, δηλαδή οριστε. Μια Αθήνα δηλαδή Εδώ που μένω ναι το Μεντεγήμ είναι μια Αθήνα ε, Το Κάλλι είναι επίσης μεγάλη πόλη και λίγο μεγαλύτερη πόλη είναι η Παραγγήλια στη, στη Βόρεια Παραλία στην Καραϊβική Εκείνο όμως που δεν μπορεί να φανταστεί ένα Έλληνας είναι ότι εδώ ε, η, η θερμοκρασία, ο καιρό, ε, η εποχή Πώς να το πω που έχει το κράτος Είναι όπου ζεις είναι η ίδια εποχή Όλο το χρόνο Δηλαδή αν ζεις στην Πογκοτά που είναι στα 2.700 μέτρα ύψους Ναι Η μέση θερμοκρασία Το μεσημέρι είναι 15 βαθμούς Κελσίου Μάλιστα Η μέση θερμοκρασία θα πάει 17 βαθμού Θα πάει 13 ανάλογα ε, αλλά η μέση είναι 15 όταν έρθεις εδώ στο Μεντεγίν που είναι 1500-1600 μέτρα είναι πιο χαμηλά η μέση θερμοκρασία είναι 22 βαθμούς όλο το χρόνο δεν ανεβαίνει δεν κατεβαίνει Α, αν πας ε, στο επίπεδο της θάλασσας εκεί η μέση θερμοκρασία είναι 33-34 βαθμούς ναι. όλο το χρόνο δεν ανεβαίνει δεν κατεβαίνει η, ε, δεν αλλάζουμε ώρα Έχουμε σταθερή ώρα όλο το χρόνο γιατί είμαστε πάνω στον νησημερινό και έχουμε 12 ώρες μέρα, 12 νύχτα. Καταλή. Δηλαδή 6,5 μισή ξημερών, ή μισή νυχτών. Δεν μου λες, είπα, με αυτό το κλίμα και τις θερμοκρασίες το θέμα βροχής και ισορροπίας των πραγμάτων πώς λειτουργεί εκεί. Ε, οι βροχές είναι ένα τώρα προηγουμένως, γιατί εγώ τώρα μένω, στη, μένω σε ένα διαμέρισμα, που είμαι στον 22ο όροφο ε, Έχω ακόμα 4 όροφους από πάνω Από εδώ μπορώ και βλέπω από κάτω το Μεντεγίν Με καταλαβαίνει σαν βιάθο Ένα μεγάλο μέρος του Μεντεγίν Ναι, ναι ε, Έκλεισε, δεν έβλεπα στα 10 μέτρα Από αυτό του ύψους που είμαι Στα 10 μέτρα δεν έβλεπα τίποτα Τόσο, ε, σε 20 λεπτά έκανε μια μπόρα Αυτές τι τροπικές που λέμε, ναι, ναι, υπάρχουν όμως, υπάρχουν όμως και μέρες που βρέχει ένα μερόνιχτο. ξέρω εγώ Αλλά είναι δύσκολα αυτό Ωραία ε, Εκείνο που φαντάζονται και εκείνο που πρέπει να, κατα, να καταθέσω για την Κολομβία Να ξέρουν οι Έλληνες τουλάχιστον αυτοί που μας ακούνε ναι. Είναι ότι αυτά που λέγονται για την Κολομβία Κατά τη δική μου άποψη δεν έχουν καμία σχέση με την Κολομβία Στη ναι. Κολουμβία ναι εντάξει, οπωσδήποτε παράγει τα ναρκωτικά και η Ευρώπη τα καταναλώνει μαζί με την Αμερική. Ναι. Ε, αυτό είναι, ποιος δεν το ξέρει. Αλλά όταν πάμε σε ένα σχολείο εδώ, γυμνάσιο ή για δημοτικό δεν συζητάμε, αλλά όταν πάμε σε ένα γυμνάσιο σε ένα λίκιο, τα παιδιά δεν ξέρουν τι θα πούν ναρκωτικά. Ενώ όταν πάμε στην πρώτη γυμνασίου σε ένα ελληνικό σχολείο, τα ναρκωτικά τα ξέρουν να παίξουν κανεκατοτά Τώρα απολούνται και στα πανεπιστήμια Είναι α, ανώτατα ναι. εκπαιδευτικά ιδρύματα τώρα ναι. ε, ε, Σαν ασφάλεια, σαν κράτος ε, να έχει ασφάλεια ε, έχει, Αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη ασφάλεια ε, Βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας Ότι ε, το Μεντεγίν είναι μια πόλη με 4 εκατομμύρια κόσμο και η Βοηγούτα με 10 εκατομμύρια κόσμο. Εννοείται ότι και έχει. Ναι, ναι, ναι. Ότι θα κατέβω ε. στο κέντρο τη Αθήνα τη νύχτα και θα κάνω μέσα στα σοκάκια βόλτα ε, και θα αισθάνομαι και πολύ άνετο. Ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω. Εδώ απο... Αλλά... αποκλείεται. Εδώ δεν έχουμε πρόβλημα. Α, ναι. Καλό είναι αυτό που μα λε. Γιατί εδώ μετά τι 6-7. Παιδί και γυναίκα κυρίω δεν κυκλοφορεί. Και οι άντρε οι... που νομίζουν ότι είναι άντρε, μέχρι τι 8.30 μετά κυκλοφορούν άλλα άτομα και έντομα. Ναι. Δηλαδή, εάν βγει και εδώ, δημμένο, σαν τη Λατέρνα, βγαίνουν κάτι γυναίκε από τον Καρπό και μέχρι τον Αγκώνα, γεμάτες βραχιόλια, ή ξέρω εγώ, κρέμονται μπροστά του 10 κιλά χρυσό. Και, ναι, ανοίξαμε και, και, και, και σα περιμένουμε, ναι. Ναι, Εκεί δεν κινδυνεύεις και οπουδήποτε ε, Εννοείται Αλλά όταν βγει έξω όμορφα αντιμένος Δεν κινδυνεύεις από κανέναν για το όνομα του ναι, Ετέ, π... Εγώ δεν είχα ποτέ Δεν με ενόχλησε κανείς ε, Δύο φίλοι μου, Μανιάτες Μένουν στην Ποκοτά δεν έχει, Μένουν 35 χρόνια Εγώ μένω εδώ στην Κολομβία 10 χρόνια σχεδόν ε, Βάλε και τα πηγαίνα, έλα, Άντε να πάμε εδώ 10 χρόνια Αυτοί οι φίλοι μου και άλλοι Δύο γιατροί και λοιπά που μένουν στην Ποκοτά, μένουν 40 χρόνια στην Πολομβία. Δεν του έχει κοιτάξει κανείς Γιατί, Δεν μου λε, Μιχάλη, καταρχήν θύμισε μου το επίθετο. Γιατί πολλοί φίλοι ρωτάνε αν έχει face να σου κάνουν αιτήσει. Μιχάλη, δε μεριζεί. Με δέλτα. δέ, δε. Ναι, δε Με Όλα είναι αγγλικά. Λατινικά, ναι, δε μεριζεί. De me de Εντάξει, de de το καταλάβαμε. Λοιπόν, δεν μου λε να σου ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπει, ναι. όταν ήσουν στην Ελλάδα. Ό,τι θέλει. Ελεύθερα ρώτησε με ό,τι θέλει. Δεν σκοπεύω να αρτήσω προσωπικά πράγματα. Αυτό που θέλω να αρτήσω για να μπαίνουμε στο κλίμα, να ξέρουμε του φίλου, με την έννοια. Μα είπε το λόγο που την έκανε από εδώ. Τι, ποια ήταν η απασχόλησή σου στην Ελλάδα τα χρόνια που ήσουν εδώ, Μιχαλή. Στην Ελλάδα, στη Νιτσιλίνη είχε ο πατέρα μου δικό του μαγαζί λάστι, ε, λάστιχα, βουλκανιδατέρ, βενζινάδικο, πλυντήρα αυτοκινήτων, μπαταρίε, ορυκτέλε κλπ. Στην Αθήνα έκανα μια βιοτεχνία που ε, παρήγαγαγα ε, ηλεκτρολίτη για μπαταρίε και τροφοδοτούσα περίπου τα δύο τρίτα τη κατανάλωση τη Ελλάδο. Ποιε μπαταρίε είχε, ήσουν αφίλο με το χρωστό. Μπαταρίε αυτοκινήτων. Με ηλεκτρολίτη. ήξερε το ε, χούμα το χρηστό. Το Χούμα το, το Χρήστο ε τον ήξερε. Το... το Γιάννη το Χούμα. Και το Χρήστο το γιο του. Και το Χρήστο το γιο του. <laughs> μόνο έχει Ο Γιάννη ο, ο, ο Χούμα μαζί με τη γυναίκα του, τη φορεμένη, έχει φάει δύο-τρει φορέ το σπίτι μου. Εμένα είναι κολλητό μου ο χριστός ο γιο του. Ο γιος του, ναι, έχω να τον δω αρκετά χρόνια ε, Μετά, δηλαδή έχω να τον δω αρκετά χρόνια, κάτι μην τρελαθώ έχω... Ναι, εντάξει είναι αρκετά κάποτα... Γιατί εγώ έχω φύγει τώρα από τον Ασπρόπυρκο από το 2009 τον Νοέμβριο Εκεί είχες και ε, εσύ στον Ασπρόπυρκο ε, Εκεί είχα ε, ε, ε, ε, την αρχή μου στο Ρέντι, μετά πήγα στο Μοσχάτο 10 χρόνια, 10 και μετά ε, για άλλα 12 χρόνια στη... Στον Ασπρόπριργο, ναι, και εκεί ε, είχα φτιάξει. Ε, μεγάλωσα τη βιοτεχνία τη δραστηριότητα και έφτιαχνα απορυπαντικά, υγρά απορριπαντικά. Ναι, ναι, ναι. Για να πιτω καθαριστεί και από την πηγή αυτοκινήτων κλπ. Και παράλληλα είχα και εγώ μια δραστηριότητα που έφτιαχνα οικοδομέ. bravo Ο, ο Χρήστο έχει μαγαζί τώρα, γιατί δεν είναι το εργοστάσιο είναι στον στον δρόμο που στρίβει κατεβαίνοντας στην για το Ρέντι, η δεξιά που πάει στην κεντρική Λαχαναγορά. τη ΦΙΑΜ, τι μπαταρίες προβάλλει αυτός πολύ, ξέρεις, σταλικές. Ναι, αυτός έβγεσνε. Ο του. πατέρας του τι κάνει καταρχάς, δεν δε ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δε ξέρω. Αλλά τον Χρήστο πω, αν τον βρω και να του στείλω για χαιρετίσματα. Όταν, τον, όταν μιλείς με τον Χρήστο... Καρά μου θα ήταν να του έδινες πολλά πολλά χαιρετίσματα και πολλά φιλιά από μένα. Τη Δευτέρα που θα κατέβω στον Πειραιά θα περάσει το μαγαζί του για το πω να είσαι σίγουρος. Κάτια, αυτό είχε ένα μαγαζί κατεβαίνοντας την Πειραιός δεξιά ανάμεσα πύργου και η στρίβη... δέχυρα του μοσχάτου. Ε, πριν, ε, ε, ε, στο φανάρι που στρίβει και πάει στην κεντρική λαχαναγορά Μιχάλη μου. Ναι, ανάμεσα στα δυο τα ταφανάρια, εκεί το... και λαχανα... κεντρική τη Λαχαναγορά, εκεί, εκεί ανάμεσα, εκεί, εκεί το έχει, το του. Εκεί, εκεί το έχει, εκεί, εκεί αυτό, για, γιατί από εκεί ξεκινήθηκε μετά αγόρασε ο πατέρα του αυτό το εργοστάσιο στο, στον Ασπρόπυργο, από το, από το Γιάννη τον Χοντρογιάννη. Α, μην, μην μπούμε, έκανε, αλλά... Ρίσκη έκανε ανακύκλωση μπαταριών Και μην, τώρα α, πρέπει να ασχολείται ακόμα με ανακύκλωση μπαταριών ο... Μην, μην μπούμε αλλά για να βγούμε συγγενείς Λοιπόν ε, βάλε μας τώρα στο κλίμα ε, Ποια είναι μια καθημερινή μέρα εκεί Όχι για σένα Έτσι για ένα μέσο αστό ε, κύριε, παιδί μου. Πώς λειτουργεί η μέρα σου το 24 ώρο σου Κάναμε μια περιοχή Βάλε μας λίγο στο κλίμα Δεν μιλάμε για την Αμερική τώρα Την Αυστραλία μιλάμε για την Κολομβία που δεν την ξέρουμε και ρωτάει ένα φίλο εδώ από Θεσσαλονίκη, λένε ότι έχει μεγάλη εγκληματικότητα η Κολομβία, η καρτέλ και τέτοια. Τι ισχύει από αυτά, ε, Καρτέλ υπάρχουν, ε, βρίσκουν τα καρτέλ μέσα στην Ελλάδα. Και θα πρέπει να βλέπουμε πρώτα τη δική μα την Καμπούρα και μετά τον άλλον. Σωστό. Και ξεκίνησα λέγοντα ότι οι Κολομπιάνοι παράγουν τα, τα ναρκωτικά, αλλά οι Ευρωπαίοι, το τα... είπα ευγενικά, τα καταναλώνουν, ε. το καταναλώνουν. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι τα καταναλώνουν. Η Ευρώπη και η Αμερική χωρίς ναρκωτικά δεν, δεν μπορεί να ζήσει. Σωστό. Δεν το δέχουμε, δεν το δέχουμε. αυτό προς Θεού, με παρεξηγήσει κανείς που είπα. Δεν το εννοώ έτσι. Καταλάβαμε πως το εννοείς καταλάβω. οι Την Ευρώπη και την Αμερική αυτή είναι που δεν επιτρέπουν να ζήσει η Ευρώπη και η Αμερική Χωρίς τα ναρκωτικά. Λοιπόν Έτσι. Ο άλλος ολινάρας από τη Σερβία Ο αρισταρχός ο οποίος είναι από τη Σέρρες Η καταγωγή του μου λέει Σκυλάδικα και μπουζουκάδικα έχει εκεί ε, Μπουζουκάδικα όχι ε, σκυλάδικα με την έννοια που ξέρουμε στην Ελλάδα, όχι Κρίμα ρε παιδί <laughs> Έχει μπισκοτέκ και ε, λίγα θέατρα, δεν είναι τα θέατρα όπως είναι στην Ελλάδα yeah. Α, τώρα μέσα στην Αθήνα και έχει... λειτουργούν τώρα μέσα στην κρίση Οπωσδήποτε και 70 παραστάσεις γίνονται κάθε εβδομάδα Δηλαδή 70 διαφορετικά ναι, έργα ναι, ναι. μέσα στην Ευρώπη. Ε, εκεί είναι πιο λάτιν Ά, η κατάσταση. Ά, η κατάσταση θα... εκεί είναι πιο λάτιν. Είστε. Η κατάσταση εκεί είναι λίγο πιο λάτιν, λέω. Ναι. Ε, εκείνο που είναι δύσκολο εδώ μέσα στην Κολομβία είναι η μετακίνηση. Ε, δηλαδή δεν μπορεί να πα, δεν έχει καλό δικό δίκτυο και είναι δύσκολη η μετακίνηση. Να πα από πόλη σε πόλη. Πρέπει να μετακινηθείς οπωσδήποτε τις μεγάλες αποστάσεις με αεροπλάνα. Τρένα κλπ. Τρένα δεν υπάρχει ούτε να το σκέφτεσαι. Έλα μου κάνει εντύπωση. Για να πάω δηλαδή τώρα εγώ θέλω να πάω γιατί έχω κάτι δουλειές ε, στην Ποκοτά, Για να πάω στην Πογωτά 15 Δεκεμβρίου με το αυτοκίνητο είναι 430 χιλιόμετρα. Από πόρτα σε πόρτα Δηλαδή από την πόρτα μου Από το Μεντεγίν Στην πόρτα μου στο, στην Ποκοτά 430 χιλιόμετρα Χρειάζομαι γύρω στις 8,5 ώρες wow. Χωρίς να σταματήσω wow. Το wow. δρόμο wow. Wow. Wow. Λοιπόν Άκουσε με ε, Θα καθίζω στο τιμόνι και θα σηκωθώ Μετά από 8,5 ώρες για να φτάσω Αν χωδικάζουμε μια ώρα Για να ξεκουραστώ για να πιω ένα καφέ Φεσ... Θα πάει 9,5 ώρες Λοιπόν έχει έρθει ε. μια ερώτηση με. Από τη Θεσσαλονίκη, μισό λεπτό γιατί έχει ερθιάλει σα πω και του δύο. Το προφίλ σου λέει ένα μαύρο άλογο. Όχι, και... δεν έχω φωτογραφία καν. Ε, δεν έχει φωτογραφία καν. Το ε, ψάχνουν να σε βρουν οι φίλοι γιατί θέλουν να σε κάνουν ε... ένα. Πρέπει, πρέπει να βάλω μια φωτογραφία κάποια στιγμή, αλλά αμέλεια τόσα χρόνια αμέλεια. Ωραία. Λοιπόν, ε, ο φίλο μου από τη Θεσσαλονίκη ρωτάει και είναι ωραία ερώτηση να μα βάλει στην καθημερινότητα να μας πεις σχετικά επειδή ξέρει και την Αμερικάνικη πλευρά και την Ελληνική ε, τις ισοτιμίες του τοπικού νομίσματος με το ευρώ για να καταλάβουμε τον τρόπο ζωής το κόστος ζωής μάλλον και αν είναι ακριβή η ζωή φτηνή, πως είναι οι μισθοί, οι βενζίνες η καθημερινότητα, αλλά πώς λειτουργεί το σύστημα εκεί, αυτό θέλουμε να ακούσουμε ε... Να αρχίσουμε από την ισοτιμία, γιατί έβαλες πολλά θέματα. Ε, η ισοτιμία της ε, ε, εδώ είναι 3.300 πέσσεως, είναι ένα ευρώ. 3.000 πέσσεως περίπου είναι ένα δολάριο. Ναι, μικρή διαφορά. Ε, και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ καλό. Ε, γιατί, διότι προπαντός για έναν Ελληναρά... Ο οποίο θα μου επιτρέψει ε, να χρησιμοποιήσω μια ελληνική λέξη large. Γιατί οι Ελληνικοί είμαστε και large. Ναι. Ε, <laughs> ε, Καταλαβαίνει το πνεύμα που, το λέω, που yeah. λέω τη λέξη. Ε, όλοι το καταλαβαίνουμε, για λέγε. Αν ε, ε, πει ότι ε, αυτό εδώ το πραγματάκι ένα μήλο, α πούμε ένα παράδειγμα, ένα κιλό μήλα κάνει ένα ευρώ. Ναι. Δεν θέλω να μου το πάρε τώρα δύο ευρώ για να έχει και πιο πολλά. Ναι. 2-3 ευρώ για να έχει πιο πολλά ναι. Όταν έρθεις όμως εδώ Και σου πει ότι ένα κιλό μήλα Κάνουν 3.300 Τα Λε Λες από μέσα σου για περίμενε Κάτι να, κάτι να το λογαριασμό, κάτι να το ξανασκεφτώ Για να βρω την ισοτιμία Πα, Να μην τα πάρω μήπω. Και αρχίζει και κουμπώνει. Ενώ στην Ελλάδα Στην Αμερική τί, Ένα ευρώ Ποιος έδινε 350 αδραχμές βουρβουάρια να, όταν έπινε ε, Όταν πήγαινε να πάει ένα πιάτο φαΐ σε ένα εστιατόριο. Τώρα λέει πάρε 2 ευρώ. 7 κατοστάρικα. <laughs> Απακόλυβα είναι 2 ευρώ. 7 κατοστάρικα παλιά Τώρα. είναι. <laughs> Τώρα λέει πάρε 2 ευρώ. Κάποτε έδινε ένα κατοστάρικο. Α, 2. Τώρα λέει πάρε 2 ευρώ. <laughs> λοιπόν, ε, η βενζίνη ε, βρίσκεται το λίτρο Περίπου στο 1 ευρώ το λίτρο. Βεβαίω εδώ υπά, ε, έχουμε γαλόνι ε, αμερικάνικο. Άρα έχετε 4, α... ακόμα κάτι λίτρα. Λίτρα εδώ δεν υπάρχουν. Στην Ήπειρο τη Αμερική, σε όλη την Αμερική πουλάμε γαλόνι αμερικάνικο. Ναι, το οποίο είναι 4, 3, ακόμα κάτι λίτρα, αυτό λέω. 3,8. 4, πες, ναι. Ωραία. Ε, δεν είναι 4, δεν είναι 3,8. Επίση, είναι ένα λίτρο και επειδή έχω κάποια ηλικία δεν είμαι μωρό ε, και επειδή δούλευα το γαλόνι το αμερικάνικο και μετά το μετατρέψαμε το 1962 περίπου σε λίτρο και λοιπά και γι αυτό είναι που τα ξέρω ε, Πόσο έχει το γαλόνι λοιπόν α, Το γαλόνι δεν, δεν θυμάμαι για να πω υπεύθυνα δεν θυμάμαι 8.900 δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να πω υπεύθυνα. Ναι. Ε, ξέρω όμως ότι το έχω μετατρέψει Φε... γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώ πόσο... με ενδιαφέρει πόσο που ένα λίτρο για να δω τι Σ... πόσο κάθε στην Ελλάδα να κάνω σύγκριση. Αλλά τώρα ε... ε... ε... κακώ έχω μία Ότι 5 κάνει ή 15 κάνει, εγώ θέλω να γεμίζω το αυτοκίνητο για να πάω στη δουλειά μου. Ναι, ρε, παιδί, Α, παιδί. Τα έχω τα έχω. Άρτα και άντρια για αυτό το κεφάλι. Δεν δίνω τέτοια πράγματα πολύ σημασία. Όχι, δώσε μα εμά να καταλάβουμε το λίτρο λοιπόν που εδώ έχει 1,5 ευρώ. αυτό το λίτρο. Τώρα με πέτρεψε το πολλαπλασιασέ το επι 3,8 και θα βγάλει πόσο κάνει εδώ το, το καλό. Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Ένα, με ρώτησε για το μισθό. Ο ναι. μισθό του ανειδίκευτου εργάτη είναι 250 ευρώ το μήνα. Ε, μαζί πληρωμένο το ίκα το ίκα του και το μεταφορικό μέσο για να πηγαίνω έρχεται δηλαδή μια κοπέλα για να έχει το σπίτι σου και να συντηρεί το σπίτι σου στην καθαριότητα να σε μαγειρεύει να κρατά τα παιδιά ξέρω εγώ και λοιπά, όλα αυτά ναι. να βλέπει 8 ώρες την ημέρα ναι. ε, κοστίζει 250 ευρώ το μήνα και να είναι, πληρωμέ... να είναι νόμιμη Βεβαίω, γιατί έτσι και σε πιάσουν χάθηκες ναι. ή αν πάθει τίποτα κάθε στο σπίτι ε, θα πρέπει τα πρόστιμα εδώ είναι βαριά εδώ δεν μπορεί να έρθει Έλληνα και να μην, έχει, να μην είναι ασφαλισμένος στην υγεία γιατί αν πει και χτυπήσει και πάθει κάτι και πέσει κάτω ε, τότε όταν το μπάνε στο νοσοκομείο το κουστούμι θα είναι, θα είναι 3 δελτα Δημήτριάδη. Ναι, να, μια ερώτηση απάνω σε αυτό που μα λε τώρα. Παίρνει λοιπόν μια κοπέλα 3 εκατοστάρικα ελληνικά ευρώ. Ε, ε, ελληνικά λέω, Ευρωπαϊκά, ευρώ. 2,5 εκατοστά. Αυτή με 2,5 εκατοστάρικα, τι μπορεί να κάνει το μήνα τη δηλαδή σε τι αντιστοιχεί αυτό, πόσο έχουν τα νίκια, τα μικροαστικά ο ρουχισμός, δηλαδή άμα παίρνω 2,5 κατοστάρικα ακούγεται τίποτα, αλλά εκεί μπορεί να με καλύπτει σαν να παίρνω εδώ 2 χιλιάρικα. Αυτό θέλω να πω ποιά είναι η... η μετάλλαξη του χρήματος στην καθημερινότητα. Ωραία η ερώτηση, και αυτή η ερώτηση ωραία. Και... Σε ευχαριστώ. Εδώ η Κολομβία είναι χωρισμένες όλες οι πόλεις και τα χωριά ακόμα, τώρα για, για τους δεν το ένας οικισμός όχι, αλλά μια πόλη ξέρω εγώ με 25-30 κατοίκου. Ε, είναι χωρισμένα ό, τα, όλες οι πόλεις είναι χωρισμένες σε έξι ζώνες δηλαδή ε, στην έκτη ζώνη, η έκτη ζώνη στην έκτη ζώνη ανήκει τώρα να πω για την Αθήνα ανήκει ε, η Νέα Σμύρνη ναι η Νέα Σμύρνη ανήκει η Νέα Φιλοθέη ε, η Γλυφάδα ε, μεσοαστικές ε, περιοχές και το πάνω ότι όπως λέγεται κα... εκεί κα... η, η κηφισιά και λοιπά αυτή είναι η έκτη ζώνη mm. από εκεί και πέρα το ζεστήρι είναι η πρώτη ζώνη κατάλαβα από εκεί και πέρα βάλε εσύ τι ζώνες όπως αρέσουν ωραία άρα με δυο μισκατοστάρικα που παίρνω εγώ άλλες, άλλες τιμές άλλες τιμές αγοράζω εγώ άλλες τιμές πληρώνω καταρχάς το ρεύμα το νερό το ρεύμα και το νερό πληρώνω άλλη τιμή εγώ που μένω στην έκτη ζώνη και άλλη τιμή πληρώνει ο X που μένει στην πρώτη ζώνη, στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη. Εγώ δηλαδή πληρώνω ακριβότερα για να συμπληρώσω αυτό που λείπει από τη ζώνη 1. Το υγραέριο το πληρώνει αυτός πολύ φτηνότερα από ό,τι το πληρώνω εγώ. Το βρίσκω ωραίο μέτρο αυτό. Ε, τα μαγαζιά που θα πάω εγώ να αγοράσω κρέας που θα αγοράσω ε, πατάτες, ντομάτες, ε, λαχανικά και γενικά στο σούπερ μάρκετ κλπ. Δεν θα αγοράσω την ίδια τιμή εγώ με αυτά που θα αγοράσει αυτό στη γειτονιά που μένει. Ναι. Αυτό θα αγοράσει πολύ φτηνότερα. Ναι. Ε, και. Τώρα όταν ε, μου λες τώρα για μια κοπέλα η οποία ε, πηγαίνει και δουλεύει σε ένα σπίτι ε, δουλεύει και ο άντρας της οπότε τα φέρνουν έτσι βόλτα. Ναι άρα, άρα δουλεύει το ζευγάρι αυτός θα παίρνει 3-3,5, ξέρω εγώ λέμε μια εκτίμηση τώρα. Ε, ανάλογα ε, αν είναι τεχνίτης, αν είναι, αν είναι, αν είναι, αν ένα ο οποίο ε, γιατί εδώ... Έχουμε στις πολυκατοικίε στις μεγάλες πόλεις, έχουμε θυρωρό ο οποίος δουλεύ, Οι οποίοι θυρωροί δεν είναι σαν την Ελλάδα Δουλεύουν ε, 365-24 ώρα το χρόνο Ναι, κατάλαβα ε, Δηλαδή δουλεύουν μεραλίπτα Και αυτοί δουλεύουν 12 ώρα Αυτοί θα υπολογίζεις ότι παίρνουν περίπου 400 ευρώ το μήνα ναι. Αλλά πετάνε 12 ώρα Κατάλαβα Άρα Μοίρασε τώρα το μήνα Ότι έχει 60-12 ώρα Κάνει 20-12 ώρα Το μήνα Ναι ναι 20-12 ώρα το μήνα Ναι Πετέρει 400 ευρώ Περίπου ναι Άρα είναι ένας μικρομεσαίος Αστός όπως το ξέρουμε στην Ελλάδα α. πούμε έτσι με αυτά τα λεφτά. Ναι, ε, τώρα τι μικρό αυτό είναι, 4 εκατοστάρικα, πετάει 12 ώρα. Ο άνθρωπο δεν έχει Κυριακέ, πέ... δεν, ε, δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάθια, δεν έχει τίποτα. Είναι γιατί, ίσομα Γιατί τώρα, άμα έρθει εδώ ένα να δουλέψει σε αυτού του επίπεδου, δεν πάμε σε πιο πανό κλίμακα που παίρνει 3 εκατοστάρικα και δουλεύει και τρώει και ξύλο, άστα τα έχουν κάνει σκατά τώρα, αφού τα ξέρει καλύτερα από μένα, άνθρωπο τη Α, λοιπόν, oh, ναι, εντάξει ε, η η ε Ένα άλλο Μια και έχει τη διάθεση τώρα λίγο Να σε απασχολήσουμε να μαθαίνουμε ε, Ο ΦΠΑ που λέμε εδώ Η εφορία δηλαδή βγάζει Ένα χιλιάρικο το μήνα Σε πάω σε ελληνικά για να το καταλάβουμε εμεί όλοι εδώ ο, Η εφορία τι σου παίρνει ε, Η εφορία Θα υπολογήσεις Ότι μου παίρνει το 10% Συμπλήν Ναι 10% αυτά είναι Ωραία να έρθουμε ε, να μείνουμε στην ε, Κολομβία 10% πληρώνουμε εκτός, Αυτός είναι ο φόρος Του κράτους Ο φόρος του εξοδήματος Ναι ο φόρος, ο φόρος εξοδήματος. του εξοδήματος ναι. Πληρώνουμε και ένφια Α πληρώνται ένφια Πληρώνουμε και ένφια στο τέλος της χρονιάς Ναι ε, Ο οποίος ένφια ε, Ισοδυναμεί κάτι λιγότερο από ένα ενίκιο που θα εισέπρατες από ένα ακίνητο. Δηλαδή, έχει ένα, ε, μένει σε ένα διαμέρισμα, σε ένα, ας πούμε, σε ένα διαμέρισμα. Ναι. Αυτό το διαμέρισμα, εάν το είχε νικιασμένο, θα πλήρωνε σχίλια ευρώ το μήνα. Ας πούμε. Ε, είναι περίπου 7 κατουστάρικα. Αλλά, ναι. αλλά... Η διαφορά είναι αλλού, ότι ο έμφυα, τα του τάρικα που πληρώνεις, αυτά είναι ε, ο, ο, φόρος, ο δημοτικός φόρος και τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή τα σκουπίδια, ο δημοτικός ε, φωτισμός και λοιπά είναι αυτά. Α, δεν έχει και, ε, και έξτρα όπως έχουμε εδώ. Έστρα. Όχι, μα εδώ ο έμφυα είναι ανταποδοτικός. <Crypto>. <panels> 맞아, <ς Blizzard> όπως εδώ Ελλάδα δεν είναι ανταποδοτικό Και γι' αυτό είναι που τσιρίζουμε είναι ανταποδοτικός Γιατί δεν τρέπεσε λίγο ο Κολομβιάνε Σου παίρνει το σπίτι Σε απαλλάσσει από τον έμφια Καλά, Μα αυτό είπα και εγώ συμφωνούμε. συμφωνόμες Τώρα Το ταξί Στην Ήπειρο της Αμερικής Είναι κάτι το πολύ φτηνό Δηλαδή στην Αθήνα για να πάω στο αεροδρόμιο περίπου τα 35 χιλιόμετρα στο Βενιζέλος πληρώνω αυτή τη στιγμή που έχουν μειωθεί λίγο οι τιμέ, πληρώνω 50 ευρώ για να πάω ή για να γυρίσω στην Ιπλίν ε, για την ίδια διαδρομή εδώ πληρώνω 20-22-23 ευρώ μάλιστα μια άλλη για ώρα ίδια διαδρομή. <χαι> έχει έρθει μια ερώτηση <χαι> με Μα ακούς Ακούω, σ ακούω ναι. Έχει έρθει μια ωραία ερώτηση Πονηρούλικη με την καλή είναι Δηλαδή εγώ μένω Στην κλίμακα τάδε που είναι πιο ακριβά Συντομάτες Μπορώ να πάω στην κλίμακα α ή β Να τις πάρω πιο φτηνά Ή το κρέας κατάλαβες τον να πω ε, Ή θα ψωνίσω από τη γειτονιά ναι, μου μόνο Βεβαίω μπορείς να πας Αλλά δεν το κάνεις Επειδή φοβάσαι Κοίταξε να δεις τώρα, Όταν γιατί δούλευα, δούλεψα 12 χρόνια στον Ασπρόπηργο και όταν ήθελα να πάω σε πελάτες που ήταν ε, βουλικό να μεταχειριστώ το ζεφύρι εκεί, αγίου Αναργύρους κλπ. Ναι. Παίρνωσα από αυτές τι περιοχέ. Εννοείται. Ε, Εκείνη την εποχή όταν περνούσα, μιλώ για μέχρι και το 2009, δεν λέω για τώρα, μιλώ για μέχρι το 2009. Ε, εκείνη την εποχή περνούσα την ημέρα, αντεπέσαι εύκολα, αλλά τη νύχτα και με το αυτοκίνητο που είχα λίγο είχε προσοχή. Για να μην πω τεράστια προσοχή. Και εδώ, δεν μπορείς να πας τώρα εύκολα μέσα σε μια αυτοκίνητη με μια αυτοκινητάρα Όταν ο άλλος δεν έχει να φάει Έτσι εντάξει λογικό Αυτό εντάξει είναι παντού συμβαίνει Πλέον πλέον, πλέον. Έχει το τιμήμά της η πολυτέλεια. Έχει μια εχμαλωσία που δεν φαίνεται Δεν φαίνεται Έτσι σου την πέφτει ο πεινασμένο. Δεν σου λέω τώρα για να έχει κανένα αυτοκίνητο, καμιά Mercedes 500, ξέρω εγώ για καμιά Jaguar, ξέρω εγώ κανένα τέτοιο αυτοκίνητο. Αλλά όταν έχει ένα αυτοκίνητο 1800 κιλικά, πρέπει να το σκεφτεί ότι θα πας να μπει μέσα εκεί και θα αρχίσει να ψωνίζει από το μαγαζί αυτονόμητο. Ναι, παιδί μου, εδώ δεν πάει κανένα που ξέρει. Εγώ, δηλαδή που ξέρω, δεν πα από το ζωφύρι, δεν έχω διαπατήριο να περάσω, δηλαδή κατάλαβε. Έχω, λοιπόν. έχω την πανοπλία στο καθαριστήριο Είναι δύσκολα τα πράγματα Εχε ε, αυτό είναι προσοχή Λοιπόν άκουσε με τώρα ε, Εγώ έχω διάθεση να μιλά μέχρι αύριο Το ένα είναι αυτό Το άλλο είναι το εξής Γουστάρουν και οι φίλοι Το άλλο είναι το εξής ε, Σε ψάχουνε να σε βρούνε ε, Έχεις μια φωτογραφία με γυαλιά, με μουστάκι, σε ψάχνουν τώρα εδώ και κάνουμε κατασκοπία. Με γυαλιά αυτός μου βγει και είναι εξάδερφός μου, είναι πρώτος μου ξάδερφος. Α, αυτός που βγαίνει με γυαλιά και μουστάκι είναι ο πρώτος ξάδερφος, τον έχει εκεί είναι εδώ στην Ελλάδα. Όχι, αυτός με, με η Μητυλήνη. Α, έχω ένα φίλο Πέτροα τη Μητυλήνη και μας έχει καλέσει να πάμε να πάμε και σαρδέλες και το Γρηγορείο δηλαδή και... Δεν έχεις τσατ, θα τον έβλεπε το τσατ σχεδόν κάθε μέρα. Είναι ειδικά στι εκπομπέ του Γρηγορίου είναι πιάνει η θέση πρώτος πρώτος Λοιπόν, οπότε θα στείλω χαιρετίσματα στην πατρίδα σου. Ε, Πε μα τώρα, δεν θέλουμε λεπτομέρειες έτσι, για, όχι για να σε γνωρίσουμε καλύτερα, Κυρίως για να καταλάβουμε τον για τρόπο σου. τώρα μια και μου είπε. Ναι. Ε, δεν θέλω να φύγουμε και πολύ από το θέμα αλλά για τη Μητυλίνη μια και μου είπε, πρέπει να ξέρουν οι φίλοι μας ότι οι Μητυλινοί έχουν κάτι στα χέρια τους το οποίο δεν το ξέρουν το έχουν και δεν το ξέρουν ένα από τα πολλά είναι το κρασί το κρασί το Μητυλινιό δεν υπάρχει στον πλανήτη επάνω και όταν λέω δεν υπάρχει είναι ένα κρασί το Μητυλινιο, πρέπει να πάει σε χωριά ναι. Ε, πάνω από την καλονή Η καλονή είναι ακριβώς στο κέντρο του νησιού Και πρέπει να πας πάνω από την καλονή Δηλαδή ανεμότια, βατούσα, φίλια, καλοχόρι κλπ. λοιπά ναι. όπου Αυτό το κρασί Εγώ έχω αυτή τη στιγμή Κρασί, μη 25 25-30 χρονών Και αυτό το κρασί ε, Όσα χρόνια το έχω εγώ στα χέρια μου Έχει βράσει καμιά δεκαδενταριά φορές Και θα βράσει Όσα χρόνια το κρατώ θα, ξανα, θα βράζει άλλες τόσες όσο το κρατώ στα χέρια μου και είναι ένα κρασί το οποίο το βάζεις μέσα σε ένα ποτήρι ανοιχτό του νερού το αφήνεις ξεσκέπαστο και μετά από ένα χρόνο πας και το πίνεις και είναι καλύτερο από αυτό που το έβα, την ημέρα που το έβαλες. Και αυτό είναι κρασί. Ομολογώ δεν το ξέρα, ε, παρότι ασχολούμαι. Αφαιρούμε... δεν ξέρω τι είναι. Όποιο θέλει α το λογαριάστο θα σκεφτεί τι είναι θα το βάλω το εγώ τον Πέτρο να βασίλει είναι αυτό όπως το περιέγραψα θα το βάλεις μέσα ένα πουτήρι του νερού θα το αφήσεις σε μια γωνία στον ήλιο, στην σκιά όπου θέλεις, βάλτε ό,τι θέλεις κάντο μετά από ένα χρόνο πήγαινε και δοκίμασέ το θα είναι ωραιότερο δεν θέλει ούτε με πλαγιαστό ούτε με φελό, να φουσκώνει ο φελό τι είναι αυτά τα πράγματα, εγώ δεν καταλαβαίνω θα είναι βλακίες αυτό, αυτό όμως αυτό... γιατί δεν έχει προωθηθεί το προ Παρά τελευταία, όσοι δεν την ξέρουν, την ξέρουν από τη ζωγραφική των εγχρώμων που φτιάχνουν εκεί. Τώρα ρε Γιώργο, Γιώργο, γιατί με κυλώνει. Όχι, δεν θέλω να πάμε γιατί εκεί. Κάπω ξέρουν οι Έλληνε την πατρίδα που πατάνε, Άστο, κλείστε. Μιχάλη, κλείστε. Ότι η Ελλάδα εμεί την ξέρουμε. Αν το κλείστε, δεν είναι γωνιακό αλλά είναι τετράγωνο, αυτό το ποιο το ξέρει. Το ξέρω. Λοιπόν, σταμάτα. <Κιλώνεις> σταμάτα, μα δεν θέλω. Ε, τυπικά το είπα. Λοιπόν, εμεί θέλουμε <Κιλώνεις> να μάθουμε την <το> είναι εκεί <Κιλώνεις> Γρηγοριο, γιατί δεν λοιπόν, τον ακούς Εγώ του ακούω όλου. <Κιλώνεις> λοιπόν, άκουσε με ρε, αγόρι μου. Εγώ θέλω <Κιλώνεις> να, <Κιλώνεις> να μείνουμε στην Κολομβία να μα πει. ναι, <Κιλώνεις> αυτό ήταν η παρένθεση. Έτσι, ένα μικρό. Καταρχήν, μια ερώτηση. Μην την μακρηγορήσει. Είπε ότι εκεί τα κέντρα είναι. Έξι ζώνες, άρα στις καλές ζώνες τα πράγματα ελέγχονται ε, Πέσω ότι στην ομόνοια τη δικιά σας Έχει την εγκληματικότητα που έχει η ομόνια σήμερα εδώ που Την οποία γνωρίζεις ή ακούς Νομίζω ότι κυκλοφορείς σαν έτοιμο ε, Κοίταξε, στην Ελλάδα έρχομαι δύο φορές του χρόνου Μάλιστα Δεν ε, ε, <fur wildlife> είναι άγνωστη η ακους νομιζω οτι κυκλοφορεί σαν κοιταξε στην ελλαδα έχουμε δυο φορες το χρόνο. μαλιστα δεν ειναι αγνωστη η ελλαδα προς Και ε, ε, ε, ε, ε, όλη, ε, ε, ε, ε, όλη <τω dove> τη μέρα ζω με την Ελλάδα Uh, ακούγοντα μαθαίνοντας για την Ελλάδα και λοιπά, όχι βέβαια όπως uh, μαθαίνει και ξέρει ένας Έλληνας ο οποίος ζει εκεί. Αλλά ό,τι είναι η Ελλάδα, ό,τι είναι η Αθήνα είναι και η Μποκοτά, το κέντρο της Μποκοτά δεν, uh, δεν διαφέρει σε τίποτα. Ρε μου, εννοώ από πλευράς κυρίως, αυτό είναι που μας αφορά όλου σε όλη τον πλανήτη, στις πόλεις, Θέμα εγκληματικότητος ας πούμε Αυτό μας ενδιαφέρει Βγαίνεις να πας με τη γυναίκα σου σε ένα καφέ Σε ένα μπαρ, σε ένα στεατόριο Φοβάσαι να γυρίσει σπίτι σου αυτή είναι η ερώτηση Όχι <σκοί> Δεν φοβάσαι Όχι Α ωραία Όχι αλλά μην, ε, μην πας ε, έξω Γιατί τώρα ξέρεις Έχει και ορισμένες ε, ιδιομορφίες Τώρα μια και μου αυτό Γιατί δεν, ε, δεν θέλω να ε, Θεοποιώ τίποτα, δεν θέλω να... Ε, ε, έφυγε ένας νέος ε, ε, από το κέντρο για να πάει στο σπίτι του Έβαλε το GPS γιατί δεν ήξερε Το GPS τον πήγε, τον έβλεξε μέσα κάτι σοκάκια ε, Λίγο έξω από το κέντρο της Μποχοτάφου Δεν έχει πολύ το κέντρο από το, από το βουνό που είναι από πάνω από το κέντρο Είναι σχετικά πολύ κοντά το κέντρο με το βουνό ναι. πήγε σε ένα διέξοδο μέρος εκεί τελικά τον καθαρίσαν Ωραία, λοιπόν κοίτα τώρα μία σύμπτωση ένα ο φίλος από Θεσσαλονίκη λέει γιατί ψάχνονται τώρα ξέρεις μέσα στα Google και αυτά ότι η Κολομβία είναι στην 34η θέση σε εγκληματικότητα και εμείς είμαστε στην 76 άρα κάτι, κάτι δεν κολλάει Μιχαλή εσύ μπορεί να ζεις σε μια αστική περιοχή Αλλά επειδή είσαι άνθρωπος πιάτσας Νομίζω ότι μας δίνεις να καταλάβουμε πως είναι το έργο εκεί Το θέμα είναι ε, Έλα. Όχι Δεν είναι έτσι Δεν ξέρω Έχει η υπόψη σου Ότι αυτές οι λύσες, ε, είναι Τα πάντα είναι προγραμματισμένα ναι. Και οι λύσει βγαίνουν Κατά το δοκούν Αυτου που τα βγάζει Ωραία. Δεν βγήκε τίποτα έτσι, δηλαδή δεν το... πήγε εσύ να κάνει αυτή τη λίστα και το τονίζω. Εσύ ναι. πήγα, πήγα εγώ και την έκανα τη λίστα με ό,τι αυτό είναι πάλι. Ωραία, το καταλάβαμε. Δεν μου λε τώρα κάτι, κάτι άλλο. Ε, εγώ κοσίες... ξέρω ότι θα φύγω από το, χωριά, από το Μεντεγίν θα πάω, μπορώ να πάω στη Μποκοτά όταν θα, θέλω να πάω μεθαύριο που θα πάω σε ένα μήνα θα ταξιδέψω, θα φύγω το πρωί και θα φτάσω για να φτάσω εκεί το απογευματάκι νωρί. αλλά μπορώ να φύγω και στις 7 η ώρα το βράδυ για να φτάσω στις 4 το πρωί, δεν φοβάμαι δεν μου λες τώρα ενώ κάποτε να... υπήρχε πρόβλημα κάποτε υπήρχε πρόβλημα κάποτε ήταν η ΦΑΡΚ Ναι. η λοιπόν, εδώ... ενώ... Τώρα έχουν κατεβεί όλοι αυτά βουνά, έχουν από τα βουνά, έχουν φύγει 8.000 αντάτε από τα βουνά και έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Και εν μεταξύ έχουν την εντύπωση ότι δεν έχουν προλάβει να αλλάξουν αυτέ οι λίστε. Το κατάλαβα έγινε, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Υπάρχουν ακόμα μια ομάδα α. ανταρτών στη, στο βουνό. Ε, και το ερώτημα το δικό μου είναι ποιο τροφοδοτούσε τόσα χρόνια του σανρτε. Ποιος τους τροφοδοτούσε με, με πολεμικό υλικό και ε... ποιος τροφοδοτεί ε, τις ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή στα βουνά της Κολομβίας Ποιος τροφοδοτεί με όπλα και γιατί Εντάξει, Αυτή το... είναι η ερώτηση δική μου Το καταλάβαμε αγόρι μου όλα τα υπόλοιπα. Όπως ε, αυτοί που τροφοδοτούν και το Αφγανιστάν για να φυλάνε το κόκκινο φυτό Λοιπόν έχει έρθει μια ερώτηση από μια φίλη μου εδώ τη Χρύσα η οποία λέει το εξή επειδή σε ακούει από την αρχή, μήπως επειδή η γυναίκα σου ήτανε διπλωμάτης και είσαι σε ένα άλλο ποζίσιο εσύ σε μια ωραία περιοχή που έχει την ασφαλειά της, έχεις αυτό το οπτικό πεδίο, ενώ από κάτω δεν είναι έτσι ή πιο πάνω μπορεί να είναι αλλιώς Αυτή είναι η ερώτηση Όχι, νομίζω ότι έχω απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, φέρνοντας παράδειγμα την Αθήνα ότι είναι η Αθήνα, είναι και εδώ. Τώρα, αν είναι λίγο εδώ παραπάνω ή λίγο κάτι λιγότερο, δεν, λέει, δεν αλλάζει τίποτα. Σύμφειαλ είναι το ίδιο. Ε, το μόνο κακό είναι ότι ακόμα υπάρχουν κάποιες ομάδες ανταρτών στη στα βουνά που αυτή είναι που χαλούν το νούμερο, πώς το είπες τώρα, ότι η Ελλάδα είναι στο 74 και η Κολομβία είναι στο δε ξέρω τι. 34. Στο 34. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, αυτό κάνει τη διαφορά. Διότι ε, μέχρι προχθές που υπήρχε η ΦΑΡΚ, μπαίναν, έμπαιναν αυτοί οι αντάρτες, οι αυτοαποκαλούμενοι αντάρτες, μπαίναν μέσα στο χωριό, και ο κόσμος δεν ήξερε να, με ποιον μέρος θα πάει. Ανταρτώνει με το μέρος της αστυνομίας. Από πού και να πήγαινε τον πελάτο έβρισκε. Δεν μου λες, κάνω μια χιωμοριστική ερώτηση. Εσύ μένεις κοντά σε βουνό. Ε, η, όταν μπει μέσα στο, στο Google Map και δεις το Μεντεγίν είναι μια τεράστια κοιλάδα και ε, εγώ μένω... Μια τεράστια κοιλάδα. Δε, δεξιά αριστερά, φαντάσου, είναι βουνά. Ναι. Εγώ μένω στα 1500 μέτρα ύψο και το βουνό ανεβαίνει μέχρι τα 2500. Κατάλαβα. Δηλαδή, μπορεί, μπορείς, ε, εγώ το μεσημέρι που ζω εδώ στο Μεντεγίν, στο σημείο που ζω, έχω 22 βαθμού Κελσίου, αλλά... Ε, όταν την ίδια στιγμή που έχω εγώ 22 το μεσημέρι ε, Όταν πάσε πάνω στο βουνό Έχει 18 Δεν μου λες όταν κατεβαίνουν οι αντάρτες προ τα κάτω Περνάνε από εκεί ζητάνε κανένα σαντουιτσάκι Λέει Μιχαλάκι, Μιχαλάκη ξέρω εγώ ψυχικό <laughs> τύπο <laughs> <laughs> Άποτε, άποτε γινόταν όλα αυτά που λες Άποτε <laughs> γινόταν όλα αυτά που πιάνανε Ζητούσαν λίτρα ε, Έχουν γίνει πάρα πολλοί φόνοι Πάρα πολύ φόνη, mm. αλλά επιμένω στην ερώτηση. Από το 1960 που βγήκαν αυτοί στο βουνό, πεν, σχεδόν όταν βγήκε ο Φιντελ Κάστρο στην Κούβα, ε, βγήκε στο βουνό. Α πούμε, στο βουνό ο Φιντελ Κάστρο, την ίδια εποχή δημιουργήθηκαν όλα τα Αντάρτικα στη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, δεν μου λε τώρα, επειδή είσαι φαν του Αλμπέντο και σε ευχαριστώ για την παρέμβαση σου σήμερα μα. Με έχει πάρει πολλέ φορέ, αλλά. Επειδή έτυχε τώρα, είδες καλή σύμπτωση Ήμουνα σπίτι γιατί έχει θέματα Και έβαλα ε, Παναλήψη για να μην έρθουν οι φίλοι Εδώ ο Διαμαντάρας και ο Κωνσταντόπουλο Και το βράδυ λέω τι άκανε να κάνω Δεν πάω να κάνουμε πλάκα Και η πλάκα βγήκε πάρα πολύ ωραία Και για αυτό ε, Επειδή ακούσα αλμπέντο, με τα παράξενα Πώ είναι ε, πως είσαι για πες μας δώσε μας λίγο το, το, το, το, το, το μείγμα σου εκείνο το πρόβλημα που έχω εγώ προσωπικά είναι ότι κάτι άκουσα χθες που έλεγες το, κάτι έλεγες χθες στο καλεσμένο σου ναι. ε, δεν το κατάλαβα καλά γιατί εγώ με τα μ, computer δεν πάω και τόσο πολύ δεν είμαι γνώστης ναι. ξέρω πράγματα, αλλά δεν είμαι το πρόβλημα που έχω είναι ότι δεν μπορώ να δω τις εκπομπές που θέλω σε επανάληψη. Δηλαδή να μπω μέσα στο κομπιούτερ σε, μια, σε, ένα, σε, μια, σε ένα σημείο και να ψάξω να βρω όλες τις εκπομπές του Διαμαντάρα. Όλες τις εκπομπές πω, της Μαρία Τινάφη. Όλες τις εκπομπές του Γρηγορίου. Να... Αυτό yeah. δεν μπορώ να κάνω γιατί έχουμε... 7 ώρες διαφορά τώρα και το καλοκαίρι έχουμε 8 ώρες διαφορά. Λοιπόν, άκουσε με τώρα, το λέω για σένα και επί τη ευκαιρία το λέω και για τους φίλους. Ε, αυτές τις μέρες θα ανέβουν οι εκπομπές αυτές γιατί ο Χρήστος που με εξυπηρετεί τεχνικά δουλεύει και πρέπει να κάνει μια χρονοβόρα διαδικασία για να κάνει αυτή την εξυπηρέτηση, θα ανέβουν, θα μπαίνει. Στο banner files, στην πρώτη σελίδα του σταθ... που ανοίγει ο σταθμό, φάκελοι δηλαδή, και θα παίρνει σε όποια θε. Θα βγαίνει η φωτογραφία του παραγωγού, Πατάσα απάνω, θα ανοίγει η σελίδα του, θα παίρνει σε όποια θες Ένα. Δεύτερον, στο λέω, ε, πο... τι ώρα έχει εκεί τώρα, Εδώ τώρα είναι 7 παρα 20. Απόγευμα. Ναι, βράδυ, τώρα είναι νύχτα. 7 παρα είναι είναι τελείω, 100% νύχτα. Ωραία, είσαι πίσω από εμά 7 ώρε δηλαδή, είναι 2 παρατέτατο 2 παρα ναι. ναι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. δεύτερο από τη Δευτέρα, το είπα εχθέ πρώτη φορά, θα το λέω και τώρα επί τη ευκαιρία με την κουβέντα που έχουμε, θα το λέω πλέον, θα κάνω και κοινοποίηση. Από τι 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδο, Μιχάλη και φίλοι, μέχρι το απόγευμα που από αρχίζει το πρόγραμμα το ζωντανό θα παίζω επαναλήψεις γενικώς συνέχεια αλλά δηλαδή θα πάει στις 12 η ώρα Ελλάδο που εκεί είσαι ξημερώματα ξέρω εγώ θα είσαι ε, και θα ακούς επαναλήψεις οπότε θα ακούς και τη Τζάνι και το Διαμαντάρα και λοιπά. Ένα. δεύτερον μπορώ να τα βάλω σε ένα mail θα συνεχθώ με τον Χρήστο να μπει να τα πάρεις από ένα mail να σας στείλουμε σε ένα mail αυτά που θες εσύ τρίτον και το βράδυ μετά τις 12 για το νότιο εμισφαίριο που είναι τώρα ξημερώνει, είναι 8 η ώρα και 9 θα παίζω πάλι επαναλήψεις όλη νύχτα, αντί να παίζει μουσική Όχι, όχι. Ένα, ένα λεπτό γιατί έκανε ένα λάθος και είναι πολύ σοβαρό για να μην παρεξήγει να μην ε, καταλάβει κάποιος άλλα Δένα, το νότιο βόρειο ημισφαίριο Όχι, μιλάω για, ε, για την Αυστραλία Μόνο αυτό παίζει τι ώρα ξημερώνει και τι ώρα βραδιάζει. Σύμφωνοι. Εγώ λέω Νότιο ημισφαίριο για του φίλου από την Αυστραλία, από Συγκαπούρε. Α, τη... γιατί είναι Αυστραλία, ναι. Νέα Ζηλανδία, ναι. Για να αυτό γι αυτό ανατολικά, δυτικά. Αυτό είναι. Αυτό μετράει. Σωστό, σωστό, σωστό. Έχω πάει εγώ μέχρι Καλιφόρνια και τη, τη, ξέρω τι διαφορέ. Ζούσα στην Αμερική ένα διάστημα. Το λέω Νότιο ημισφαίριο εννοώ τα κράτη τα κάτω. Που αυτή τη στιγμή είναι. Ναι. Εμεί εμείς είμαστε στη Μέση Πέσσε σε απόγευμα Ακολουθάς και στην Αυστραλία έχει ξημερώσει ήδη είναι 8 ώρες μπροστά Δηλαδή είναι τώρα 2 και 8, 10 το πρωί κάπου Και μα ακούνε και λένε και καλημέρες από εκεί Λοιπόν, ε, ξέχασα τι σε ρώτησα τώρα στην αρχή ε, Α, ε, πόσες ώρες είσαι από την Αθήνα σε πτήσει Συνεργήσεις 3,5 ώρες σύν πλην ε, Αθήνα με Μαδρίτη, Παρίσι, Φρανκφούρτη, ναι, Άμστερνταμ Το ενδιάμεσο ναι αυτές, Το ενδιάμεσο βέβαια από Λονδίνο υπάρχουν και αυτές είναι οι κανονικές επτίσεις Υπάρχουν και άλλες τις οι οποίες είναι πολύ πιο φτηνές αλλά ταξιδεύεις νύχτα Ωραία το κατάλαβα ε, λοιπόν, 3-3,5 ώρες ε, περίπου θα υπολογίσει ε, αθήνα Ευρω... Ευρώπη ναι. και ευρωπη κολομβία 11 ώρες 11 και 3-14-15 ώρες είναι το πτυτικόν Ναι, στον mm. αέρα Αλφιτήρια περίπου για να έρθει ένας από την Ελλάδα ε, μέχρι την Μπογωτά είναι γύρω στα 1.300 ευρώ Αλερετούρ Αλερετούρ, ναι. είναι φυσικά πάντα Μάλιστα, μάλιστα. Περίπου. Χρειάζεται βίζα και για θα να έρθει. Ψάξει και βρει τίποτα φτηνά γιατί υπάρχουν και πολύ φτηνότερα. Ε, ε, Πού είναι. μόνο νύχτα. Ο τουρίστα θέλει βίζα για να έρθει εκεί, Τουριστική. Όχι. Δεν χρειάζεται βίζα, αλλά πρέπει σε ένα μήνα ε, όταν έρθει στο κράτος του βάζουνε στραγίδα που μπήκε. Πρέπει σε ένα μήνα να έχει φύγει να βρίσκεται εκτός Κολομβίας Αν μείνει μία μέρα παραπάνω θα αρχίσει το πρόβλημα Άρα την εντός εισαγωγικών βίζα Παύλα άδεια εισόδου τη δίνουν με το που φτάνει στο κισέ του αεροδρομίου Ναι εκεί δεν χρειάζεται άδεια Ναι εννοώ η σφραγίδα ισχύει <laughs> 30 μέρες Άδια, Αλλά πρέπει να μείνει ένα μήνα Ούτε, ούτε αν θέλεις να μείνεις ακόμα ένα μήνα πρέπει να πας στη μικρέσιο και να ζητήσεις εξτέσιο για ένα μήνα ακόμα μάλιστα α δεν είναι δηλαδή ανοίξαμε και σας περιμένουμε όπως εδώ ήρθα και θα μου δώσετε επίδομα σπίτι θέρμαση, τηλέφωνο κινητό χιλίων ευρώ γκόμενες και τα λοιπά δεν είναι έτσι αυτά είναι ε, αυτοία εδώ Α, α, είναι, α, είναι αυτά σο... για εδώ είναι αστεία Δεν... Και εκείνο που πρέπει να καταθέσω Και θέλω να το καταθέσω Και μ' αρέσει Είναι ότι υπήρξε φορά Που έφευγα από την Κολομβία Για να πάω Ελλάδα Και με ψάξαν 7 φορές Μάλιστα Διότι αυτό συνεπάγεται Και ότι θέλει να καταλάβει ο καθένας 7 φορές με ψάξαν Σε ψάξαν 7 φορές Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, γιατί είμαστε και λίγο στερούμεθα ληθίου... την ώρα που μπήκα μέσα στην πόρτα, με άφησε το ταξί και μπήκα μέσα στην πόρτα του αεροδρομίου, μέχρι να στην πόρτα του αεροπλάνου, με είχαν ψάξει 7 φορές. Ε, ναι, Πάντα. επειδή εμείς στερούμεθα είμαι ή μεθαϊλήθιοι δηλαδή, <laughs> μην γελάς καθόλου μιλάμε σοβαρά αγόρι μου, η, η Κολομβία μας έχουν πει μας εδώ που νομίζουμε ότι είμαστε πανέξιμοι και μας πιάσαν τον κόλο για 100 χρόνια ότι είναι ένα κράτος κατά αυτή την εικόνα έχει ο κόσμος εκτός από την μπάλα περίμενε περίμενε ναι. περίμενε περίμενε ναι. εκτός από την μπάλα και τα λοιπά ε, ότι ναι. είναι το κράτος που είναι όλοι σνιφάρουνε και είναι όλοι ντάγλα ναι. περίμενε, ναι, περίμενε. Νομίζω, αλλά εδώ δεν υπάρχουν τέτοια ναι ρε παιδί μου περίμενε Όμω εσύ μα λε ότι είσαστε ένα σοβαρό κράτο, δεν μπαίνει όποιο να είναι μέσα, και ότι άμα έρχεσαι από την Ελλάδα σε ψάχνουν 7 φορέ, δηλαδή σε ξεβρακώνουνε. Για να μπει, μπαίνει. Για να φύγει, δεν φεύγει εύκολα. Αυτό είναι το ερώτημα. Θέλω να πω. Για να φύγει, δεν φεύγει εύκολα. Μπορεί να σε περάσουν από μηχάνημα εκτό από σκυλιά, εκτό από κάμερε, εκτό, εκτό, εκτό. Μπορεί να ε, ε, έχουν μηχανήματα σε όλα τα αεροδρόμια που σε κάνουν ακτινογραφία. Ναι. πριν, πριν ε, σου λένε πέρασε αυτή ιδιαίτερο ναι. και θα κάνουμε λοιπόν, λεπτό, πού πας όμοι ρε αγόρι μου, γιατί λες καληνύχτα, πού πας αγόρι μου, πού πας τέτοια ώρα, κάτσε εδώ που πας ομοι αγορι μου γιατι λες καληνυχτα Λοιπόν, ωρα κατσε το που καθεσαι λοιπον λεω σε ένα φίλο, ο οποίο έχει εκπομπή Λέει, κάθε ναι, τέμι, ναι, ναι, το, ναι, το όμοιρο, και μισή, ναι. Λοιπόν, ε, ρωτάνε οι φίλοι εδώ, <coughs> να μας πεις λίγο, γενικότερα, Καταλάβαμε ότι εμείς ζούμε σε ένα σοβαρό κράτος και εσύ είσαι σε ένα κράτος μπάχαλο, το καταλάβαμε Μπάχαλο ναι, ναι. Να μας πεις λοιπόν αφού ζεις σε ένα κράτος μπάχαλο πως είναι λίγο η πολιτική κατάσταση της χώρας Έχετε δημοκρατία, μπορείς να μιλάς ελεύθερα, σου λένε έλα δωρε, μάγκα, τι είναι αυτά που μας λες Για δώσε μας λίγο το, το σκηνικό αυτό ε, βέβαια και έχουν δημοκρατία. Βέβαια και καταρχά, δημοκρατία δεν έχει κανένα μέρο στον πλανήτη. Ναι, πολύ για ναι, ναι. περισσότερο η Ελλάδα απέχει πολύ από τη δημοκρατία. Όταν βγαίνει τώρα ο Σιμητάκου και σου κουνάει το δάχτυλο και παίρνει ο Παπανδρέο τηλέφωνο και απολύει του υπουργού. Και όχι μόνο ο Παπανδρέο και ο Καραμαλίδη. Δεν υπουργούς. είπαμε Αυτό, να μιλήμε για αλλού. Μέσα στο αεροπλάνο και τέτοια πράγματα. Λε. Εδώ υπάρχει δημοκρατία. Ναι. Ε, ε, υπάρχει πολύ μεγάλος έλεγχος ναι. ε, ουόκια λίμωνο και πέσει στην αντίληψή του. είχαν πιάσει τώρα πριν από 8-10 μήνε πιάσαν την Ονδεμπρέτς μια πολύ μεγάλη βραζιλιάνικη εταιρεία και τους έχουν ξετινάσει όλους από υπουργού και λοιπά όχι ότι δεν έχει διαφορά εδώ η Κουλονδία προσθέτου δεν Άλλη είναι Άγιοι ούτε Άγγελοι αλλά θέλω να πιστεύω ότι εδώ υπάρχει μεγαλύτερο ψάξιμο Υπάρχει πολύ μεγάλο ψάξιμο yeah. Και όταν πέσει στα νύχια του Ισαγγελέα Δεν γλιτώνεις εύκολα Μάλιστα Άρα... Εδώ στην Ελλάδα γλιτώνεις ευκολότερα Εδώ δεν γλιτώνεις Όχι δεν γλιτώνεις ευκολότερα Δεν έχεις πρόβλημα Άλλο γλιτώνει yeah, ευκολότερα καλά. Και άλλο δεν έχω πρόβλημα στα... Έχω διαβάσει από τα πακέτα Τελόρ και μεσογειακά προγράμματα Όταν ήρθε ο Χουντίνι το 80 Μέχρι τώρα που μιλάμε Στην Ελλάδα έχουν πέσει είτε χάρισμα Είτε στήριγμα είτε δανεικά Όπως είναι τα τελευταία Δύο τρεις, δύο, τρεις. Για αεροπλάνα <σχ>. Θα πω μια, μια παροιμία Που λέμε στο χωριό μου Είναι λίγο κακό ηχη Αλλά ας με συγχωρέσουν Οι φίλοι που ακούν, το, που ακούν Αυτή τη στιγμή ναι. Στην κρίνη λέμε μία παροιμία που λέει δύο παροιμίες. Η μία λέει ψέματα μαγειρεύει η κοιλά σου το βρίσκει. Και η δεύτερη λέει ε, μέλιτρος πίσα χέζεις. Ε, πες τη δεύτερη, δεύτερη γιατί έκανε, έκανε δεν ακούστηκε το σήμα. Ε, η δεύτερη λέει μέλιτρος τι σας χέρεις. δηλαδή δεν έχει δώσει, δεν ξέρω οσένα, εάν σου έχει δώσει η μάνα σου, ο πατέρα σου κανένα δώρο χωρίς να τους το πληρώσεις Ναι, ναι, ναι, ναι θα τώρα ντελόρο, ντελόρο, πώς, ο Δελόρο, κάποιος Δελόρο, πως το Μαλόρ, πώ τον λένε τον άνθρωπο αυτόν και θα σου κάνει δόρο, θα κάνει δώρο στην Ελλάδα, είναι δυνατόν δεν Εί... μου κάνει δώρο η μάνα που με γέννησε ο πατέρας που με γέννησε ί... θα μου κάνει δώρο ο Ντελόρ <κυκ> πω... άκου αγόρι μου ήθελα να πω ότι από το 80 που ήρθε η ανάπτυξη για να κάνουμε αερο... τρένα, λιμάνια οτιδήποτε να, αναπτυξιακά έργα δεν το κρύβουμε αυτό δρόμους έχουν πέσει εδώ <κυκ> να αλλάξει το διοικητικό η γραφειοκρατία δύο δύο-τρει. δύο ναι. Λοιπόν, και πήγε μέσα ο Τσοχατζόπουλο για κάτι ψηλά, κάτι φιλοδορήματα δηλαδή. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τον Παπαντονίου για κάτι που δεν άψε μπουρμπουάρ, δηλαδή 2-3 εκατομμύρια μπουρμπουάρ. Λοιπόν, και του δουλεύουν ψηλόγαζοι 40 χρόνια. Του πήραν και τα σοβρακά και βρίζανε ένα που τα έλεγα. Συγγενεί και φίλοι. Δεν μιλάει για το ακροατήριο τώρα, Σύμφωνα με όσα λένε οι επιστήμονε και άνθρωποι οι οποίοι λένε και εξηγούν στην Ελλάδα, το αεροδρόμιο του Βενιζέλου ε, κόστιζε, πήγαμε ένα φανταστικό νούμερο, κόστισε 10 δραχμές. Τι 9 δραχμές τις έχει βάλει η Ελλάδα. Τη μία δραχμή την έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ε, την πληρώνουμε για, μας δώσανε μια δραχμή και την πληρώνουμε μετά για χρυσό. Ναι. με διαμαντόπετρες 500 εκατομμύρια ΦΠΑ λοιπόν. δεν έχει κατατεθεί από τη Χόφτιφ ναι, τι, τι έχουν δώσει αλλά τέλο πάντων μην αναφερόμαστε εκεί με ρώτες τώρα για την, για, για την Κολομβία ε, εάν και κατά πόσον έχει δημοκρατία Βεβαίω και έχει δημοκρατία βεβαίω και ψηφίζει ο κόσμος ελεύθερα ε, κάθε τέσσερα χρόνια τον πρόεδρο και εκλέγει πρόεδρο της δημοκρατίας α είναι προεδρικό το σύστημα εκεί Όπω ακριβώς το ίδιο σύστημα που, έχει, που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ακριβώς είναι φωτοαντίγραφο, είναι και εδώ Α, τώρα το κατάλαβα, εντάξει, εντάξει. Έπεσε η γραμμή Έπεσε γραμμή, μάλλον πέσαν οι μπαταρίες Μιχάλη Μασακούς, εάν έχεις διάθεση για κουβέντα Γιατί πέφτουν ερωτήσεις ε, Είμαστε εδώ, πάω να μουσικό διάλειμμα Και επανέρχομαι για να ζεσταθούμε θέλει να βγει και ο κολλητός με από Νέα Υόρκια Μας πει για τα χιόνια Τι έχω πάθει, ανταποκριτής θα γίνω Ανταποκριτής, δηλαδή ανταποκρίνομαι <Το> Μιχάλη, έπεσε γραμμή Εάν έχει διάθεση, εμείς εδώ είμαστε Μια μεγάλη παρέα μέσα στον Αλμπέντο Πάρω την είναι δύο το βράδυ στην Ελλάδα Κάλεσέ με, να συνεχίσουμε For a man who needs love I miss you Since I've been away Baby. Θα το ξαναβάλω το τραγούδι γιατί πήρε ο Μάικα από την Κολομβία. Λοιπόν, Μιχάλη, ναι. Εδώ είμαστε. Έπεσε γραμμή να σε ευχαριστήσω και μου αρέσει που γουστάρει και εσύ την Παρέα και τον Αλμπέντο και ακούς φανατικά εδώ αυτού του φίλου και του. Ναι, το μόνο που θέλω το πρόβλημα να μου λύσει. Να μπαίνω μέσα σε ένα παράθυρο κάπου και να βρίσκω τι εκπομπέ και να απολαμβάνω. Θα στο Θα πα στα μπάνερ. Μπορεί να πα για παλιέ που έχει ανεβασμένε πολλέ. Θα πας στο banner files, θα πατήσεις, θα βγουν διάφορες φωτογραφίες. εάν πατήσεις τη δική μου, θα ακούσεις τους άγνωσες επισκέπτες. Αν πατήσεις το Μιχάλη, θα ακούσεις του Μιχάλη, παλαιότερες. Και θα ανεβάσουμε κι άλλες. Λοιπόν. Εγώ έχω εδώ μπροστά μου ένα παράθυρο, το ένα και μοναδικό, δεν έχω τίποτα άλλο που λέει live24.gr Αλμπέντου 14 Ράδιο και από κάτω γράφει τα τηλέφωνα του σταθμού και, ε, και ένα site. Ναι, πάνω πάνω στη σειρά έχει κάτι κόκκινα μπανεράκια, α, αδερφέ. Ένα από αυτά yeah. γράφει files. Θα πατήσεις αυτό, θα σας ανοίξει μια άλλη σελίδα. Και εκεί μέσα files, θα κάνει επιλογή. Files, επιλέον. files, files εδώ. Ναι. Yeah. Πάνω πάνω έχει κάτι μπανεράκια κόκκινα στη σειρά. Το ένα λέει program, το άλλο λέει files, το άλλο λέει βίντεο, λέει διάφορα. Όχι, δεν έχει τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Δεν μου λέει τίποτα yeah. μέσα αυτό εδώ. Πάνω πάνω αριστερά είπες Όχι, Όχι. πάνω πάνω, όπως ανοίγει η σελίδα η έχρομη και λέει αλμπέντο ακριβώ από κάτω έχει ένα συρίτι με μικρά κουτάκια και έχει διάφορου τίτλου. Το ένα λέει files, το άλλο λέει program, το άλλο λέει video. Πάτα εκεί και θα ανοίξει άλλος φάκελο μετά. Εκτός αν είσαι σε άλλη σελίδα ή σε άλλο διαστημόπλοιο. Όχι, φίλε μου, δεν λέει τίποτα εδώ. Λέει μόνο. Τζόν, λοιπόν, περιγραφή σταθμού, Αλμπέντο, δεν ξέρω τι και λέει για τον Γιώργο Δουκαρποδίνη. Ε, αν έχει και... Δεν άστο. λέει τίποτα από αυτά που μου λες. Θα στα πω άλλη ώρα. Μην και με το χρόνο τώρα. Θα σου πω άλλη έχει. ώρα αυτό. Λοιπόν. Ε. Ε, κάτσε να δούμε τι με ρωτήσανε τώρα εδώ. Είναι όλοι, είναι, είναι υποπτά άτομα αυτοί όλοι εδώ που ακούνε. Ε, θα βγει και ο, ο Ανδρέας Ανδριάδης Συγκελάκης. Γιατί, η να το πολύ αν μου επιτρέπεις να το πω λίγο πιο χοντρά, είναι ορισμένοι από, τη, από την Ευρώπη, να, από την Αμερική... Ευτυχώς πολύ λίγα άτομα ναι. Ανόητα φυσικά ναι. Τα οποία λένε ότι εγώ θα πάω στην Κολομβία Εκεί είναι η παραγωγή Εκεί μπορώ να ε, πάρω, να κάνω, να αγοράσω, να δείξω, να φύγω Αυτά είναι όνειρα θερινής νύκτος Μην το επιχειρήσει κανείς Διότι το πιο πιθανό είναι ότι θα βρεθεί στη φυλακή Καλά κάνεις και το λες Μου λένε λοιπόν ότι δεν είσαι στη σωστή σελίδα τώρα Το παρακάμπτουμε θα το διορθώσουμε Αν ε, μην με χρόνο και ακριβώς αυτό έχει ρωτήσει ένας φίλος με ψεδόνιμο Οπότε δεν ξέρω και το φίλο του Μπορεί να είναι ε, γάμα φίλο Λέει ε, να, Η ερώτηση που θέλει να σου κάνει εξή Αφού είναι έτσι η κατάσταση εκεί Γιατί τότε οι μεγαλέμποροι και όλο το καρτέλ δεν είναι φυλακοί Και η παραγωγή είναι η μεγαλύτερη στη χώρα αυτή Δηλαδή αφού θα έρθω εγώ εκεί πιθανόν για να κάνω αυτή τη μαλακία Και θα με δέσουνε Αυτούς εκεί πώ δεν τους έχουν δέσει ενώ γνωρίζουν που κινούνται εκτός αν είναι στη ζούγκλα δεν ξέρω. Ε, η Κολομβία είναι 12 φορές σε έκταση ε, η Ελλάδα. Είναι 12 Ελλάδες εδώ. Μάλιστα. Ε, όταν φύγει μέσα από μια πόλη 500 μέτρα έξω από το τελευταίο σπίτι, 500 μέτρα μέσα στο δάσο, ε, είσαι μέσα στη ζούγκλα, Έχει χαθεί. Δεν ξέρεις που είσαι. Ε, δεν μπορεί η Ελλάδα να ελέγξει τα νόγια και τα κατόγια. Θα ελέγξει η Κολομβία όλο, όλο αυτό το, όλο αυτό το, το χάος τη ζούγκλας που υπάρχει. Όταν και λέμε είναι... ζούγκλα εννοούμε ζούγκλα Δηλαδή ε, ε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται Με κροκόδυλους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται Ζούγκλα Ναι και είναι και όλοι μια, μια ωραία ατμόσφαιρα όλοι μαζί Όπως έλεγε ο, λοιπόν, ο Διόπουλος ε, Το κράτος διαθέτει τεράστια ποσά για να αγοράσει ελικόπτερα ε, Και να κάνει περιπολίες και να περιφρουρεί Και να ψάχνει να βρίσκει κλπ και εξοδεύονται τεράστια ποσά ε, προ αυτή την κατεύθυνση το πρόβλημα είναι όμως αλλού όταν ακούς όταν ακούς ότι βγαίνει τώρα στην τηλεόραση ο αγρότης και σου λέει ότι εγώ έχω 100 στρέμματα γης τα φυτεύω με πατάτες ναι. και τα λεφτά που παίρνω από τι τις πατάτες δεν φτάνει να ζήσω Μάλιστα. απλά πράγματα δεν φτάνει να ζήσω τι τον κάνει Τον σπρώχνει το ίδιο το σύστημα Μπράβο, να, πάει σε ένα, να πάει σε ένα βουνό Άγρια φύση Ή να φυτέψει Ή να βρει έτοιμη κόκα Και να την ε, Να μαζέψει τα φύλλα Χωρίς να καταναλώσει τίποτα Να τα επεξεργαστεί Να τα κατεβάσει ένα κιλό μέσα στο παντελόνι του, Θα πάρει τα λεφτά που θέλει Και θα σκοδεί να φύγει Δηλαδή Το σύστημα το παγκόσμιο σύστημα τον οφεί, τον οδηγεί να το κάνει αυτό. Μάλιστα. Αλλά θα πέω, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα τη δική μας την καμπούρα, να βλέπουμε τη δική μας την καμπούρα και θα το πω λίγο χοντρά για να το καταλάβουν όσοι μας ακούν. Ένας Έλληνας αγρότης το 1960 για να αγοράσει έναν τάτσον, έναν τογιώτας, του τόνου για να κουβαλάει τα εμπορεύματά του και τα λοιπάσματα και δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει ο άνθρωπος ναι. έπρεπε να πουλήσει 5 τόνους πατάτα. Λέω ένα φανταστικό νούμερο Μάλιστα. σήμερα πρέπει να πουλήσει 50 τόνους πατάτα τότε πουλούσε ένα κιλο πατάτες και αγόρωζε ένα, ένα λίτρο βενζίνη τώρα πρέπει να πουλήσει 10, λίτρα, 10 κιλά πατάτες για να πάρει ένα λίτρο βενζίνη τι έχει αλλάξει εντωμεταξύ άλλαξε τίποτα ο τιμέ. <και> κάποιος... κάποιος αλλάζει τις τιμές Κάποιος Κάποιος πάει τις τιμές ανεβάζει, το, το, το, ανεβάζει την τιμή του σιδήρου Ανεβάζει την τιμή Οπότε αφού δεν ανεβαίνει η τιμή της πατάτας Και ανεβαίνει μόνο του σιδήρου Άρα τι γίνεται Υποτιμάται η, η τιμή της πατάτας Του το, το κρεμμυδιού Του το το οτιδήποτε. Άρα έχεις δύο επιλογές Τώρα, τι έτσι είναι ακριβώς και εδώ. Το καταλάβαμε. Εγώ είχα, εγώ, ε, ε, ε, ε, ε, έχω ένα ε, μου έχει μείνει στη Μιτυλίνη ένα χωράφι. Το οποίο ο χωράφι μου έδινε 13 πενεκέδες, δηλαδή παραχρονιά. Ναι. Και όταν σου λέω ότι δεν ζω στην Κολομβία, ζω στη Μιτιλίνη, να πάω να το μαζέψω. Πάμε να από εδώ, ρε. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Όχι, δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο, οπότε... Όλη η παραγωγή έχει μείνει μέσα στα, μέσα στα χωράφια. Και να καταθέσω εδώ και κάτι ακόμα, είχε πει ένας, ε, παραγωγό, ένας ε, ε, γεωπόνας στον πατέρα μου του 1957 58 που είχαν βγει τότε τα λοιπάσματα, του είχε πει «αγόρασε τώρα λοιπάσμα και ρίξε στα, στο χωράφι σου να αυξηθήσεις την παραγωγή και μετά από 30 χρόνια δεν θα παίρνει τίποτα». Λοιπόν το 1970 το ίδιο χωράφι που είχα έδινε στα 200 κιλά ελιές, στα 500 κιλά ελιές έδινε 200 κιλά λάδι σε συγκεκριμένα χωράφια που είχα εγώ οικογενειακά και αυτή τη στιγμή το ίδιο χωράφι 500 κιλά ελιές δίνουν 90 κιλά λάδι. Ναι. Είχε δίκιο ή δεν είχε. Όμως έχουμε φύγει από το θέμα... Όχι το δεν έχουμε το φύγει, φύγει, το δεν φύγει, φύγει. φύγει, δεν έχουμε φύγει. Μερόμενο για το ΦΥΠΙΑ. Και ε, πρέπει να πω και κάτι για το ΦΠΑ που, επικρα... που έχει εδώ. Ε, το θυμήθηκε κιόλα. Ναι, ε, είπε 10 τα εκατό. Είπαμε 19 τα εκατό ΦΠΑ. Α, 19, γιατί 10 μου είπε πριν. 10 είναι 10% είναι η φορολογία. Α, μάλιστα. Κέρδισε σε ένα εκατομμύριο δραχμέ, θα πληρώσει 10.000 10. 100. δραχμέ. 100.000. Το άλλε δραχμέ θα πληρώσει ε, φόρο και τέλο. Ναι. Αλλά το ΦΠΑ είναι άλλο. Όταν αγοράζει ένα μπουκάλι σου, θα πληρώσει εδώ 19 τα ε, 100 ΦΠΑ. Ήταν 17, το κάναμε 19. Αλλά τώρα μ, ήταν 16. Με διορθώνει σύζυγο. Ε, Την καλησπέρα μα. Το πρόβλημα είναι να φτωχοποιήσουν τον πλανήτη. Ε, το είσαι, εσύ το ξέρεις το έργο Δεν <laughs> μου λε, αυτοί παρακολουθούν Οι δικοί σου εκεί όλοι παρακολουθούν Τις εξελίξεις εδώ του Τσίπρα Και μαθαίνουν από αυτό ναι. Και σου Όχι. λέει, σου λέει από Δεν αυτός... διαφέρεται Κανένα Έλληνα Για το τι γίνεται στην Ελλάδα Αυτός είναι ο λόγος λες Και εάν θέλεις να καταφέρει Και ακόμα κάτι Ένα λευτερό Σε ακούμε Υπάρχουν οικογένειε εδώ που ξέρω, ναι. οι οποίοι οι πατεράδες τους έχουν φύγει το 1955 ναι. με ό,τι αυτό αποσοποιητικό σημαίνει. Η χρονολογία και για την Ελλάδα με τον Καραμαλή τον Εθνάρχη λέγε Λοιπόν, έχουν φύγει σύν πλην το 1955 60 και αν πει ο γιος, η κόρη Τη, τη λέξη Ελλάδα Έλληνας και το παράγωγα αυτών, ο πατέρας κόβει το κεφάλι του, του, του γιου του παιδιού. Του κόβει επιτόχο το κεφάλι. Απαγορεύεται να πεις τη λέξη Ελλάδα. Στην Κολομβία. Στην Κολομβία. Έχω βρει μέσα σε πολύ μεγάλο νοσοκομείο της Μπογωτά, ε, στο Ρέινα Σοφία, το Ρέινα Σοφία εννοώ το σοφάκι το δικό μα. <laughs> Ναι, σε πιάνο συνέχεια είναι σε πιάνουμε συνέχεις ελέγχει. Λοιπόν ε, βρήκα νεφρολόγο επιστήμονα περίπου 48 χρονών ε, με όνομα ε, Γιώργος Παπαδόπουλος. Ναι. Ξέρω εγώ ο Μιχάλης Ψαριανός δηλαδή όνομα που μόλις σου ακούζεις Λες αυτό είναι ελληνικό με τέτοιο όνομα ναι. Και ο άνθρωπος επιστήμονας δεν ήξερε κατά που πέφτει η Ελλάδα Δεν κουβεντιάζουμε για να ξέρει να μου πει καλημέρα ή καληνύχτα Κατάλαβα. Το ίδιο νοσοκομείο το μέσα βρήκα έναν άλλον Έλληνα Της ίδιας ηλικίας καρδιολόγο Ο οποίος και αυτό δεν ήξερε κατά που πέφτει η καληνυχτα το ιδιο νοσοκομειο το μεσα βρηκα εναν αλλον ελληνα τη ιδια ηλικια καρδιολογο ο οποιο και αυτο δεν ηξερε κατα που πεφτει η ελλαδα και ο λόγος ποιος είναι ρωτάει ένας φίλος εδώ για, ποια, ποια είναι η αιτία που συμβαίνει αυτό Η αιτία είναι Η αιτία είναι η, η αριστεροί, οι οι κομμουνιστές φασίστες ε, αφήσαμε, αφήσαμε Δεν βλέπαμε τα δικά μας τα, τα πραγματικά προβλήματα Που είχαμε και έχουμε Μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα από τον 20 π.Χ. μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα Το μόνο που ναι. αλλάξαν ότι τότε το λέγαν Θουκυρίδη, ε, ε, Ιρακλή, Πλάτωνα, ε, ναι. Μένανδρο και τι και τώρα τον λένε με το χριστιανικό του όνομα Μιχάλη, Στρατή, κο, ε, ξέρω ε, Γιώργο και λοιπά, ε, και λοιπά. Ναι. με το χριστιανικό του όνομα ναι, με ότι αυτό, ναι. αυτό συνεπάγεται Λοιπόν, κατά τα άλλα τα, τα, ε, η, η κατάσταση είναι η ίδια στην Ελλάδα, δεν έχει αλλάξει, οπότε ε, με τον ανταρτοπόλεμο ποιος τον δημιουργήσε, γιατί το δημιουργήσε και ε, εξαιρετή κλπ, <σχεδί> ήρθαν εδώ και οι πατεράδες δεν θέλαν να ακούσουν καν η πατή Ελλάδα, <σχεδί> υπάρχουν και τέτοια πάρα πολλά. Δεν μου λες κάνε μια κάτι Επειδή είσαι ψαγμένος πολύ Καταρτισμένος πολύ κοινωνικά Και διαβασμένος και γιατί Ακούς και θέματα που σε αρέσουν εδώ ε, Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες ε, Να το πω άλλως, Ξέρω ότι η Λατινική Αμερική Σαν υφή Γουστάρει Το κομμάτι που λέγεται Ελληνική αντίληψη Δεν μιλάω για το κράτος το ελληνικό Πρόσχεση με, τώρα με Σταμάτα, τι με εξήνης Σταμάτα αγόρι μου να... ε, για... Σε ευχαριστώ για την ερώτηση Περίμενε δεν την ολοκληρώσα Και έχει σημασία θα... που στο λέω Γιατί εσύ ζεις σε ένα περίεργο εντός αγωγικών το περίεργο μέρος Και όλοι οι υπόλοιποι Αυτό που το βγάζω απόξω κάνω τώρα το διαμεσολαβητή Γνωρίζουμε ναι. το δυτικό τρόπο ζωής Και τη μαλακία που μας δέρνει Λοιπόν το λατινικό κομμάτι είναι ένα άλλο πράγμα Γενικά το λέω προς τους φίλους που μας ακούνε επειδή εσύ ζεις εκεί και γνωρίζεις την ελληνική πραγματικότητα και και και και όλα αυτά που ακούμε δύο ώρες, η λοιπόν. ερώτηση που θέλω να σου κάνω, εγώ γνωρίζω πέντε πράγματα και γι' αυτό σε να τα ακούσουμε από σένα. Για την Αργεντινή γνωρίζω, για τη Χιλή γνωρίζω. Ε, έχεις υπόψη σου τους Έλληνες Παύλα Αραουκάνος που είναι μεταξύ Χιλή της Άνδης, μεταξύ Χιλής και, και, και Αργεντινής και οι οποία έχουν μια ε, άλλη εικοσμοθέτηση. Για Όχι, δεν όχι, δεν έχω ότι ξέρω την ιστορία ασυζητήτη, ναι, αυτό δεν, το, δεν θα το κουβεντιάσω. Ναι. Ε, για τους Αραουκάνου ξέρω, αλλά δεν έχω επισκεφθεί. Στη Χιλή, στη χιλή έχω πάει, ναι. την Αργεντινή έχω πάει, ναι. ε, ε, ε, έχω πάει μέχρι την Παταγωνία κάτω στη Χιλή, ναι. αλλά. Τότε που πήγα στη χιλή δεν είχα ακούσει για ο και να πάω να επισκεφθώ την περιοχή κλπ. Ναι, αυτοί λοιπόν γιατί είναι φιλικά διακείμενοι τουλάχιστον στο κομμάτι το φιλοσοφικό αν το πω έτσι και οι άνθρωποι που μου αναφέρει τώρα από την Κολομβία δεν θέλουν να ακούν τη λέξη Ελλάδα επειδή μου έχει κάνει εντύπωση και του φίλου που είναι στο τσάτ και βλέπω είναι δύο πράγματα, Γιώργο, διαφορετικά. πολύ διαφορετικά. Εντάξει, αυτό να το καταλάβετε. Είναι δύο πράγματα πολύ διαφορετικά. Ναι. Ε, το ένα λέγεται Έλληνα και το άλλο λέγεται Λατινοαμερικάνος Σωστό. Όταν μιλούμε λοιπόν για του Λατι... Έλληνε, το εξήγησα. Τώρα πάμε να εξηγήσω ε, το Λατινοαμερικάνο. Ε, ιστορία γεγονός με ακόμη ένα ζευγάρι Έλληνας με Κολομβιάνα και εγώ Έλληνας με Κολομβιάνα ε, πήγαμε να κάνουμε και κάναμε Χριστούγεννα πρωτοχρονιά στο πήγαμε να επισκεφθούμε το Ματσουπίτσου. Ο για γιατόςε για να επισκεφθείς το Ματσουπίτσου, πρέπει να πας πρέπει να πας τη πόλη μ, Συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε να αυτή τη στιγμή. Ε, ναι, πρέπει να πάω στο Κούσκο. Το Κούσκο, ε, φύγαμε, πήγαμε, προσγειωθήκαμε στη Λίμα, από τη Λίμα πήραμε το αεροπλάνο και πήγαμε Κούσκο. Στο Κούσκο, μόλις άνοιξε η πόρτα του αεροπλάνου, ε, είχε, βρισκόμασταν στα, στα 3.700 μέτρα υψόμετρο. Ναι. <Σεξά> Από εκεί ε, μου είχε πει ένας ε, Έλληνας φίλος μου ο αδερφός αυτού νου που ήμουν μαζί του μου είχε πει όταν θα φτάσει στο, στο Κούσκο καλά θα είναι να πεις κανένα δυο φλιτζάνια τσάι κόκας Για να ε, συγκρατήσεις σε σπίτι ε, ε, Δεν θα μπω σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια μέναμε σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης Ναι ε, όπου όταν πήγαινε να μπει μέσα ε, είχε ένα σαμοβάρι και είχε για να πάρει τάι κόκας Εκεί ε, η κόκα, το, το τσάι τη είναι άλλο πράγμα ε, πίνω ε, τσάι κόκας Σωστό. άλλο τρώ, ε, φύλλα κόκας και, και άλλο. Σνιφάρο Ψνιφάρο. Ε, αυτά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Σωστό. Λοιπόν, πάμε. Είχε λοιπόν δύο φλιτζάνια κόκα για να με βοηθήσει να, να μην έχω πρόβλημα γιατί τότε είχα και πίεση που δεν ελεγχόταν και τόσο και τόσο πολύ καλά. Τόλος πάνω να μην τα αποβιολογούμε, ναι. ε, φτάσαμε στο τέλος να τρέχουμε με υπογλώσσια στο νοσοκομείο, φώναξα, ε, ε, πω το λένε, παθολόγου, παθολόγο φώναξε καρδιολόγου, καρδιογραφήματα κλπ για, για αγρίως. Πριν από αυτό όμω, πριν φωνάξω τον καρδιολόγο, είχαμε πάει σε ένα μαγαζί, παραμονή Χρισσογέννων, για να ε, που είχε και ορχήστρα ναι. για να κάνουμε τη, μέχρι, τη, το, τη νύχτα των Χριστουγέννων Εκεί δεν ήξερε ο, άνθρωπος, ο ο μαέστρος, ποιοι ήταν από κάτω οι θαμόνες ναι. ε, και Κάποια στιγμή ε, κάτι, κάτι είπαν, ξέρω εγώ, τι λέω εγώ, είμαι ε, Αρχίσαν και παίζαν τότε, ένα, το, το, τα παιδιά του πήρε, άρχισαν και έπαιξαν αλλά το παίξανε πάρα πολύ σωστά και πολύ ωραία. Ε, και τότε ο μαέστρος, ε, μου λέει, κάπω κάπως αλλιώς ήταν αυτό δεν ήξερε στην αρχή ότι εγώ είμαι Έλληνας. Ναι. Και παίξαν τα παιδιά του Πυρία χωρίς να ξέρει αυτός ότι εγώ είμαι Έλληνας. Ναι. Και ο άλλος ο φίλος μου. Και λέει ότι εγώ θέλω να πάω στην Ευρώπη. Αλλά όταν λέω θέλω να πάω στην Ευρώπη, θέλω να πάω στην Ελλάδα. Ελλάδα Η Ευρώπη ήταν η Ελλάδα, όχι η Ευρώπη. Σωστό. Για αυτόν η, ε, η Ευρώπη ήταν η Ελλάδα, και εκεί ήθελε να πάει. Και εκεί ήθελε να ακούσει μουσική, και εκεί ήθελε να παίξει. Πολύ καλό αυτό. Ε, βρίσκομαι με τη σύζυγο μια μέρα σε ένα μαγαζί και θέλαμε να αγοράσουμε ένα καναπέ. Ε, ήταν ένα κοριτσάκι περίπου 22-23 χρονών. Ε, ρωτάει στη σύζυγο κάποια στιγμή γιατί τα ισπανικά μου είναι από πολύ λίγα μέχρι τίποτα ε, γιατί δεν τα χρειάζομαι τι να τα κάνω δεν έχω λόγο και να ξέρω μπορώ να πάω να καθίσω να φάω να ψωνίσω ό,τι θέλω να κινηθώ ελεύθερα αλλά δεν μπορώ να κάνω συζήτηση που κάνω τώρα εδώ μαζί σου ε, λέει στη... ρωτάει τη σύζυγό μου λέει τι, ε, τι γλώσσα μιλάτε οι δυο σας γιατί ακούω και μιλάτε άλλη γλώσσα που ναι. λέει ελληνικά. Ωραία, μάνα μου τι ήταν να πείτε ότι μιλούμε ελληνικά. Ναι. Άρχιζε τώρα το κοριτάκι να μπαίνει και να βγαίνει και να τρίβει τα χέρια του. Δηλαδή, εσείς, ο κύριος, εσύ, ο κύριο Ιερχόφη, έρχεται από την Ελλάδα. Ε, ναι, την Ελλάδα. Δηλαδή, ο κύριο μιλάει ελληνικά. Είναι ελληνικά. Δηλαδή, θα πάτε διακοπέ. Με... Ναι, δηλαδή. Δεν το χώνευε αυτό. Δηλαδή, δεν το χώνευε από καλή πλευρά. Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Αν πει εδώ, όταν βγει έξω και πει ότι εγώ είμαι Έλληνα. Ρελαίνονται. Νομίζουν και βλέπουν τον Πλάτων. Νομίζουν και βλέπουν το Θουκηδίδη, τον Ηρό. Ε, αυτό έλειπε να νομίζω ότι βλέπουν το φίλι η Μιχάλη. Τι μου λες τώρα και το γαυρό <laughs> Σε παρακαλώ με συγκίνησες. <laughs> αυτό, αυτό ήταν το συντομότερο ανέκδοτο που άκουσα σήμερα. <laughs> ήταν το συντομότερο ανέκδοτο. Ε, δηλαδή σαν να, να έχει το μέλι και γύρω γύρω γυρίζουν τα μπαμπούρια για να το μέλι όταν πίσω ότι είναι Έλληνα. Αυτό είναι το αυτό έχει μείνει, αλλά δεν αφορά εμά συνεργασία. Όταν φάξω ένα στιγμή στο εκεί είναι ο Τσάκα, ένα Έλληνα εκπομπή, κράτο εν κράτη, αυτό είναι. Ε... Αυτός είναι ο... Ο δεν είναι ο πρώτο δημοκρατή, αλλά ουσιαστικά αυτό λύνει, αυτό δεν είναι, αυτό ανεβάζει, αυτό κατεβάζει. Και όταν πει εκεί η λήψη για Ελλάδα, δηλαδή. Ο, ο Τσάκος Έχουν και τη στόνια Δεν συζητάς το, Ναι το ξέρω ο Τσάκος ο ευοπλιστής Ναι ο Τσάκος ευοπλιστής Αυτός έχει δικά του λιμάνια Στην Γουάη Ε τι λιμάνια Αλλά είναι ένας άνθρωπος Ο οποίος ε, Δεν Δηλαδή Δεν είναι Είναι ένας άνθρωπος τρομακτικά χαμηλών τόνων δεν είναι ο άνθρωπος που το ξέρω, που, που θέλει να δείξει προς τα έξω τίποτα τίποτα δε... τίποτα τίποτα είναι πολύ χαμηλών τόνων δεν φαίνεται δεν το ξέρει κανείς δεν τον ξέρει ούτε ο γείτονας κανείς ναι, έχει ένα ακτίριο δικό του στη Συγκρού πριν το Ευγενήδιο, απένατε ο Νάσιο λέει Μακεδόνιαν Μαριτάιμ δε στιγμά το λέει και έχει το πλευρό της πολυκατοικία το αστέρι της Βεργίνας δεν έχουνε τα γκάτσα να του που να το κατεβάσει ενώ το Μακεδονία TV είχε το αστέρι της Βεργίνας και έβαλε ένα μη που θα πει μαλάκες ο καθένας δίνει το στίγμα του με πάσα το ένα θέμα στ' άλλο επειδή ξέρω πολλά αλλά δεν μιλάω γι' αυτό σε ακούω και σε παρακολουθώ λοιπόν γιατί έχουμε γεμίσει δασκάλου στην Ελλάδα πολιτικούς εθνάρχες καταλληλότεροι και λοιπά και μας σκίσανε από παντού Λοιπόν, ας το συγκλήσει ο κόσμος και ας το καταλάβει κοίταξε ε, οι, αυτοί που εκλέγουν τις κυβερνήσεις δεν είναι αυτοί που ψηφίζουν είναι αυτοί που μετράνε τους ψήφους ναι ρε παιδί μου εντάξει μέσα στου ψήφου στην Ελλάδα του μετράει η Singular. Μη Μέσα μα... στο, στο γραφείο τη Singular δεν μπορεί να πατήσει κανεί. Κοίταξε, τι μου κάνει εντύπωση, Μιχάλη, ότι λοιπόν, εσύ σε, στην Ποκοτά. Εγώ όμω θα, θα σου πω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Όταν ρωτήσω το γείτονά μου, θέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ευρώ, το θέλεις ρε, ναι το θέλω το ξάδερφό μου, τη μάνα μου, τον πατέρα μου, το, το, το, το δεξεροπιό, το δεξεροξάδερφο, οπότε από εκεί και πέρα. Μην ρίχνουμε τις ευθύνες της κυβερνήση. Όχι βέβαια. Εγώ είμαι... Είμαστε που Εγώ είμαι με το σύστημα, το έχω πει, άλλα 50 χρόνια κρίση να αισίωσουν όλοι για να βάλουν μια λόγια ήταν στην και στο ρήμα νομίζω. Όταν εσύ είσαι τακτοποιημένος Στη, στην Κολομβία Σε μια άγνωστη χώρα για πάρα πολλοί κόσμο και, και, και, και, και ξέρεις ποια είναι η singular logic Και άμα βγω εγώ έξω τώρα Και ρωτήσω δεν την ξέρει κανένας Αγόρι μου Σου βγάζω το καπέλο Τέλος Γιατί εδώ νομίζουν ότι κυβερνάει ο Πρωθυπουργό. Ο εκάστοτε ο Θα πάει ο Πρωθυπουργό Να βγάλει το φίδι από την τριμπά Θυμάσαι το σπαθάρι Θα στο τέλος Όποιος σπα... Πρωθυπουργός κι αν είναι Το σπαθάρι το θυμάσαι ε, το, λοιπόν. 9 ε. το 9 έφυγα Το 9 Πριν από 9 χρόνια έφυγα από την Ελλάδα ε. Μπροστά φαινόταν Δεν άκουσα να σου λέω Τα Μπροστά φαινόταν ο Καραγκιόζης Αλλά άλλος κούναγε το, το ξυλάκι από πίσω <laughs> Έτσι μπράβο λοιπόν, ναι. Τι να λέμε Λοιπόν, όποιο φίλο θέλει στο chat, απευθύνομαι στο κοινό που μα ακούει, είναι πολύ και από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική και μέχρι από το Λο Άτζελε. Μα ακούνε που στέλνω καλησπέρα. Όποιο θέλει να υποβάλει ερώτηση στο Μιχάλη, ο Μιχάλη μου είπε: Μπορώ να μιλάμε και είμαι στη διάθεσή σου. Και είναι πρώτη φορά που τον έχουμε στον αέρα και γουστάρω πάρα πολύ, που έχει και αυτό σκέφι, γιατί ακούει ο Αλμπέντο και τον ευχαριστούμε. Α, ρωτάει εδώ ένα φίλο Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσουμε για λάθρο Έχετε εκεί μπουκα Έρχονται τα βαπούρια με, με τις λαστιχένιες βάρκες Και βγαίνουν οι ΜΚΟ και τους υποδέχονται ε, Φυσικά και όχι Αλλά ναι Α το ναι πας το όχι δεν μας αφορά Για πες το ναι ε, Το ναι είναι ότι έχουν φέρει κάποιες Από ό,τι έχω μάθει κάποιες φουρνιές κάποιους Αφγανούς και κάποιους ε, τέτοιου. Για να τους ρίξουν στη ζούγκλα μέσα. Εδώ, αλλά ε, αυτή τη στιγμή ε, δίπλα στη Κολομβία είναι η Βενεζουέλα. Α, είναι ο, ο Μαδούρο, ο φίλος του Τσίπρα. Ναι, ο Χορτηγαντζής, του λέω εγώ. Ο Δαλικέρης. Ο Ντανλή και να... Αυτό ήταν συνδικαλιστή. Ε, ήταν από όσο ξέρω πρόεδρο τη νομοσπονδία αυτοκινητιστών Ελλάδο. Α... Ε, ο οδηγό Ως... Α... Κατάφερε όμω και μπράβο του κατάφερε να γίνει, προφ... γίνει πρόεδρο τη Δημοκρατία. Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να πει κανεί τη Βενεζουέλα Δημοκρατία. Να σου πω κάτι. Αυτό δούλευε σε λεωφορείο και στον Ταλίκα. Ναι, αυτό τον Ο Τσίπρας που δούλευε. Μπορεί λοιπόν, να ακούσει εκεί. <laughs> Γιατί αυτά μαθαίνονται τώρα με το Ιντερνετ Μαθαίνονται όλα. <laughs> Που δούλευε όπως για μένα, εσύ. Για μένα ο, Σύ, ο, ο Τσίπρας δούλευε στο γραφείο του Τσίριζα Δεν με ξέρει ο το κόσμος Με κάποτε τον Τσίρκο Λοιπόν δεν ξέρει ο, ο κόσμος να, να φύγω κάποιος αλλά δεν πειράζει Δεν ξέρω <laughs> αν το ξέρεις Ο, ο, ο, ο, ο. ο, ο πατέρα του Τσίπρα Ήτανε κολλητός με τον Πατακό και τον Μαγκαράζο Και έπαιρνε δημόσια έργα από τη Χούντα Υπάρχουν και φωτογραφίες Δεν του καρποδίνει αυτά Ναι αυτά Για είναι να ξυπνήσουν Για να μην πω ότι είναι παλιά Για να ξυπνήσουν Για να ξυπνήσουν επειδή δεν φοράει γραβάτα του έψεις ότι είναι αριστερός Μπορεί να είναι στον καβάλο Μπορεί Καλά σου είπα ότι είναι στον Τζίριζα Με προεξάρχοντα τον Τζίρκο Έτσι μπράβο και τον αλαβάν, okay. αλαβάν, okay. νο. Αλλά αυτά που έκανε ο Τσίπρας η ερώτησή μου και πάλι ξεφύγαμε από το θέμα, αυτά που έκανε, που, αυτά που κάνει, που έχει προσφέρει, τα δώρα που έχει προσφέρει στην Ελλάδα ο Τσίπρας, η ερώτησή μου είναι, μπορούσε να τα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα κεγόταν η Ελλάδα την τελευταία οχταετία. Θα μπορούσε να μπει μέσα κανένα λαχρομετανάστης στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να, να γίνει το τρίτο μνημόνιο το, και το τέταρτο που έκανε και το πέμπτο. Ε, θα μπορούσε να μιλάει για υφαλοκρηπίδα, θα μπορούσε να μιλάει. Υφαλοκρηπίδα εννοώ στα Ιόνια νησιά. Τα, τα μίλια, ναι, ναι, κατάλαβα. Όχι, όχι, όχι. Απέναντι από την Κιόρκηρα. Την υφαλοκρηπίδα απέναντι από την Κιόκυρα. Εκεί μιλώ. Τα ναι. νησιά που νεκροθήκανε Που είχε τους, το, τους γέρου και τους πήραν από εκεί. Θα μπορούσε να μιλάει για του. Ο ε, φτίδε επιθράκι θα είχε καεί το πελαικούδι. Έλαλαν λοιπόν, ε... όμω τον τζή και σε μια στιγμή τα ξεβέλευσε όλα. Τα πάντα. Σε πέντε λεπτά. Παρό φθάνω όμω. Εγώ εγώ θέλω <laughs> να σου δώσω τι χαρτίρια για το μαδούρο. Μισό λεπτό. Να σου <laughs> δώσω συ χαρτίρια γιατί ξέρεις πιο πολλά ασία τη ζούγκλα εκεί στη, στο, στο, στην Κολωνδία από ό,τι ξέρουν αυτοί εδώ που το ζουνε. Και μπροβουσού που τα λε. Ε... Εκείνο που θέλω να πω για, το, για τον για το Μαδούρο Θα σου πω μια ιστορία γεγονό. Βρίσκω μια μέρα ε, να συζητώ Με ένα διεθνή μια πολύ μεγάλης τράπεζας εδώ Βραζιλιάνικης τράπεζας στην Κολομβία Και του λέω Για πες μου σε παρακαλώ Η, τράπεζα η κεντρική τράπεζα Κολομβίας είναι κολομπιάνικη Μου λέει ναι Του λέω είσαι βέβαιο, Μου λέει ναι του λέω δηλαδή δεν είναι του φίλου μας του... του, του... του, Ρο... του Λέει αυτό δεν το ξέρω. Ε τότε τι λες ναι. Αμά δεν το ξέρεις γιατί μου λες ναι. Α μπράβο. Οπότε το μαθαίνεις τώρα. Έτσι μπράβο. Και είπαμε πολλά και διάφορα που εκεί και πέρα. Έρχομαι τώρα στο διατάστα. Μάλιστα. Όταν τώρα στην... Στη όλη Βενεζουέλα έχει αδειάσει και έχει έρθει όλη η εργατιά Τι εργατιά λέω, αυτού Το εργατιά ε, Φτωχοί, πλούσιοι, μεσαίοι έχουν φύγει οι πάντες Έχει μείνει ο Μαδούρο με τους δικούς του Αυτά που βλέπαμε στην τηλεόραση πρόσφατα Ναι, ε, βεβαίως εδώ, όλοι έχουν φύγει από τη Βενεζουέλα και οι περισσότεροι, οι εργατιά κυρίως έχουν έρθει εδώ. Οι έχοντες και κατέχοντες έχουν πάει στη, Βενεζου... στη, ε, στη Μαδρίτη και αγοράζουν ε, κάτι φτωχικά ε, τις τάξεις των 5 και 10 εκατομμυρίων ευρώ σπιτάκια, φτωχικά ε, για να βάλουν το κεφάλι τους κάτω από κεραμίδι οι άνθρωποι. Α, ε, ε, με 10 εκατομμύρια βάζεις και ένα κεραμίδι από πάνω. Ε, ναι βέβαια κάτι Α, κάνεις. Εντάξει, φτηνά. Ναι, ακριβώς. Και ε, ε, ξελασκώσανε με αυτόν τον τρόπο και οι Ισπανοί που είχαν και έχουν ακόμα κρίση. Λοιπόν, ήρθε τώρα, ερχόμαστε τώρα εδώ. Η ερώτηση η δική μου είναι. Πώς μπορεί να στέκεται ο Μαδούρο στην κυβέρνηση όταν η κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας είναι του Ρότσιντ και πώς είναι δυνατόν ο μαδούρο να στέκεται εκεί που στέκεται, όταν η, η πιο κοντινή αποθήκη πετρε, ε, αργού πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Βενεζουέλα. Δεν μου λέει να σου κάνω μία ερώτηση. Και τώρα και τώρα προκλητικά, τι λέει ο Μιχάλης ο Γκρηγόριο, ώρα του καλή. ώρα του καλή. Ναι. Δεν έφυγε, τι λέει. λέει Όλα ρε, είναι οργανωμένα Δεν μου λες να σου κάνω μια ερώτηση Όλα είναι οργανωμένα δεν γίνεται τίποτα άλλη. Τώρα σ' απάντησα σε αυτό που μου είπες Ότι όλοι οι Βενεζουέλανοι έχουν έρθει εδώ Δεν μου λες να σου κάνω μια ερώτηση Έστω έτσι... Εδώ, και έτσι Ελλάδα στην Ευρώπη Τους Αγιστρανούς και Αυγάνους Εκεί οι τράπεζε είναι ανοιχτέ, Πας το πρωί είναι ανοιχτή η τράπεζα για, όχι για συναλλαγέ, για να πάρεις τα λεφτά σου, Ροπέδη. Εδώ για να πα στην τράπεζα, έρχομαι στην Ελλάδα, σου είπα δύο φορέ τον χρόνο και λέει: Πατήστε το κουμπί και αφήστε το κουμπί και τραβήξτε την πόρτα και σπρώξτε την πόρτα. Αυτά είναι γελία. Ναι. Η υπόθεση είναι ότι εδώ υπάρχει, έχει ένα νόμο. Πήρα το. Μεσημέρι πήρα τηλέφωνο ένα, του φίλου μου το γιο που ήμασταν μαζί στη, στο Περού. Ε, και του λέω γεια σου Παναγιώτη, κλείνω κύριε Μιχάλη γιατί ε, ε, είμαι στην τράπεζα. και μου το κλείσες στη Μούρη. Εδώ απαγορεύεται να μιλάς όταν είσαι μέσα στην τράπεζα με το κινητό τηλέφωνο. Απαγορεύεται, το ξέχασες. Μάλιστα. Εδώ παίρνει το, το, το, το ITM το Ναι, ναι, εδώ παίρνει το ITM τώρα. Επειδή έχει πόρτε ασφαλεία, παίρνει το ITM. Ναι, Λοιπόν, ε, θε, λοιπόν. Θε, θέλω να πω. Όταν εδώ δεν έχει άνοιξε την πόρτα, κλείσε την πόρτα. Οι πόρτε τη τράπεζα είναι ανοιχτέ, τελείω ανοιχτέ. Μα τελείω. Οι τράπεζε δουλεύουν το πρωί, δουλεύουν και το απόγευμα και υπάρχουν τράπεζε που κλείνουν στις 10 η ώρα το βράδυ. Για τα Σάββατα δεν συζητάμε Ότι δουλεύουν και το Σάββατο δηλαδή δεν δουλεύει η Τράπεζα το Σάββατο Με πλήρη σύνθεση Για να πας να κάνεις όλες Όχι τις... για να πας να πλήρεις yeah. ένα yeah. λογαριασμό yeah. yeah. yeah. ναι, yeah. Να κάνει κάτι μικροσυναλλαγές yeah. <σοκλήτη> <σοκλή> Ναι ναι ναι νοητή, νοητή Αλλά δουλεύουν όμως Το πρωί ένα Μια ξεκουρασιά Και συνεχίζουν Μέχρι το απόγευμα δεν είναι αυτό το... Και όταν μπεις μέσα στην τράπεζα με σκοπό να κάνεις διάρρηξη το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ξαναβγείς. Όρθιος. Όχι. Ναι. Θα μπεις μεν, δεν θα βγεις δε Δεν μου λες, καν κάνω μια ερώτηση άλλη πάνω στις τράπεζε μας τώρα. Εσύ έχεις ασύ... Ασούμε... Δεν έχει πώς την πόρτα ούτε περίμενε, ε, ούτε ε, πάτα το κουμπί. έχει ναι, Έχεις ασύ εσύ, δεν λέω πολλά, 500 χιλιάρικα στην τράπεζα. Και λογικά δεν ξέρω πως είναι εκεί το σύστημα Πας και λε στο Διευθυντή αύριο θα έρθω, Γιατί και αυτοί έχουν μια διαδικασία Να σηκώσω τα λεφτά μου Μπορείς να τα πάρεις εδώ ναι Α γιατί εδώ δεν σταδίνει. στα δίνει Στα κρατάει είναι δικά σου και λέει δεν στα δίνω Θα πάρεις ένα κατστάρικο να εμένα κρατούσαν Τη σύνταξη Πέντε χι, χιλιάρικα που είχα μέσα Και λέω ραδικά μου τα λεφτά Όχι λέει, δεν μπορεί να πάρει μέχρι, μέχρι ένα χιλιάρικο πριν, τι, πριν έρθει το capital control Ναι Αυτό λέω έρχεται η ανάπτυξη Δεν μιλώ για το capital control Για να μην παρεξηγηθούμε Έρχεται η ανάπτυξη εδώ Με κλειστές τράπεζες Θα καταθέσω κάτι άλλο ναι. Θα καταθέσω κάτι άλλο για το για το κράτος μπάχαλο Κολογδία. Παρακαλώ. Ε, κάποιος ήθελε να φέρει λεφτά στη Κολογδία από το εξωτερικό. Έπρεπε να φέρει την άδεια λειτουργίας του μαγαζιού του. Έπρεπε να φέρει πόσα χρόνια είναι εγγεγραμμένος στο... Επιμελητήριο. Το στο βιοτεχνικό, βιομηχανικό, εμπορικό επιμελητήριο. Ναι, ναι. Έπρεπε να φέρει την άδεια το, το συμβόλαιο που αγόρασε το κτίριο που στεγαζόταν. Έπρεπε να φέρει το ΦΠΑ και, και τα τελευταία πέντε χρόνια τα συγκεντρωτικά του ΦΠΑ. Έπρεπε να φέρει τα τελευταία πέντε χρόνια τις, τα εκαθαριστικά τη εφορίας Έπρεπε να φέρει το ποιο είναι, ποιο είναι που δείχνει την περιουσία του. Το έπρεπε να φέρει τα συμβόλαια για την περιουσία που δηλώνει στο, ε, στην εφορία. Και όλα αυτά έπρεπε να είναι επίσημα μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών του κράτους ναι. και με σφραγίδα αποστήγιας της νομαρχίας. Μάλιστα. Για να θεωρηθούν τα λεφτά που φέρνει στην Κολομβία νόμιμα για να αποδηθεί ότι είναι νόμιμα. Και τι γίνεται. Καταφέρετε μεταφέρει τα λεφτά στην Κολομβία ναι. και μόλις μεταφέρει τα λεφτά τότε σου λέει η κεντρική τράπεζα σου λέει το πόθεν Το οποίο πόθεν πρέπει να τους ικανοποιεί. Να συμψηφίζει αυτά που τους έχεις πει με αυτά που συμπληρώνεις. Ναι. Αυτά τα αποδεικτικά που θα τους φέρεις, αυτοί κρατούν τώρα τα λεφτά σου. Ναι. Πρόσεξε, κρατούν τα λεφτά σου. Και σου λένε φέρε μα τα πιστήρια όπου θα έσχει των χρημάτων και πρέπει να τους ικανοποιούν αυτά που τους έχεις φέρει. Αν δεν τους ικανοποιούν αυτά που τους έχεις φέρει, κατάσχονται. Δηλαδή είσαστε ένα μπάχαλο... Ένα μπάχαλο ε, η συζητάς Α, Γιατί εδώ Ρωτάνε τους βουλευτές πόθεν έσχες Και γράφουν το έσχες Δηλαδή λέει έχω 10 διαμερίσματα Αλλά δεν λέει που τα βρήκε Γιατί εγώ ναι. γνωρίζω Γνωρίζω άτομα που γλύφανε σόλες Και γίνανε υπουργοί Και δεν ξέρω που να βάλουν τα λεφτά Ναι Δεν λέω για τώρα για το Πιο, πα, πιο παλιά Εφοπλιστές Πλέον τώρα για, το, για ένα μεγάλο ποσοστό περιουσών στην Ελλάδα. Που δεν, άσε του ευποσπιστέ ή ευθυτέ δεν πρέπει να πληρώνουν. Όχι εφοπιστέ. Ε. άτομα που γλίθκανε όλε γίνανε υπουργοί και μετά γίνανε εφοπιστέ. Όχι, όχι. Στην Ελλάδα μιλάω. Έλα να πω για κάποιους άλλους, για, κάποιους άλλους, για κάποια άλλη μερίδα Ελλήνων που δεν πληρώνει εφορία στην Ελλάδα, που είναι μεγάλη μερίδα και είναι πολλά τα. Πολλά τα δισεκατομμύρια, περιουσία. ουσίας. Ναι, Κοντρά δισεκατομμύρια και δεν πληρώνουν δεκάρα εφορία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η άλλη μπήκε μέσα, λέει, γιατί δεν έκοψε απόδειξη τη ρόπιτα. Έγινε ένας καυγάς, τώρα που ήμουν στην Ελλάδα, ήμουν στον άφηλος, ένα εστιατόριο και πήγα στα φάρου και έγινε, έγινε μέσα, από δεν το σκότωσε τον εφοριακό. Λέω, του λέω, ο Είμαι Έλληνα εξωτερικού, Αν ήμουν και έμενα εδώ στον Άφλιο, θα ερχόμουν στο δικαστήριο μάρτυρα. Δεν θα τον άφηνα αυτό το, το, το, το να κατονόμαστο που μπήκε μέσα των εφοριακό και αυτή τη στιγμή δεν είναι ΔΟΗ. Έτσι δεν είναι ελληνική υπηρεσία, είναι γερμανική η ΔΟΗ. Δεν την ερμηνεύουμε. Έτσι έτσι. έτσι και κάνουμε έτσι. το κορόιδο. Έτσι, έτσι. Η ΔΟΗ δεν είναι ΔΟΗ πλέον, είναι γερμανική υπηρεσία. Δεν ε, έχει αφημί το, το κράτο. Ο χωροφύλακα που τον το στέλνει εδώ δεν είναι υπάλληλο τη Ελλάδα, είναι ε, υπάλληλο τη Μέρκελ. Δεν Πώς έχει αφημία θα... και σφραγίδα θα... το κράτο. Εμεί πάλι στην Ελλάδα καταλήγουμε. Ερώταμε <σχελίγαμε> <σχελίγαμε σχελίγαμε> για, για την Κολομβία, για εδώ. Ε, μα σε ρωτά, αλλά εγώ ρωτάω για την Κολομβία και σε με ρωτάς για την Ελλάδα. Δεν με έχει ζωνταλάρα. Μου το γυρίζει συνέχεια. Είσαι άρρωστος με την Ελλάδα και εσύ, είσαι... Γιώργη Γιώργη μου αρέσει πολύ Λοιπόν να σε ρωτήσω κάτι τώρα Για να το ξεχάσω ε, Πότε πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα ε, Αρχίσαμε και το κουβεντιάζουμε Ακόμα προχτές γυρίσαμε από την Ελλάδα Και αρχίσαμε και κουβεντιάζουμε αλλά... Καλά ήσουνα στην Ελλάδα και δεν μας πήρε ένα τηλέφωνο Αγόρι μου δεν τρέπεσε λίγο ε, Ήθελα είχα βάλει στόχο, είχα μείνει πέντε μέρες στην Ελλάδα και είχα βάλει στόχο να βρεθώ με τον Μιχάλη το, να πιώ ένα καφέ ναι. και δεν το κατάφερα ε, ε, Ας μιλάγαμε ε, στο δε τηλέφωνο, ξέρω, τέλος πάντων δε, δε ξέρω, δε. Κοίταξε να σου πω τη, τη μικρή αλήθεια δεν κάθομαι στην Αθήνα ναι μο, κακό. Μο, Δεν κάθομαι στην Αθήνα Δηλαδή ναι έχουμε στην λάτο. Αθήνα και φεύγουμε ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με κέντρο την Αθήνα και φεύγουμε. Φύγαμε, πήγαμε, Κύπρο. Φύγαμε, πήγαμε, Αίγυπτο. Φύγαμε, Μπράβο πήγαμε ναι. ε, τρει εβδομάδε. Ε, ε, ε, Ισπανία. Γυρίσαμε πίσω. Ναι, να Πέντε μέρε θα πλύνουμε το, τα ρούχα μα. Θα καθαρίσουμε το, λοιπόν. το, το ε. διαμερισματάκι που μένω. Μια καρζονιέρα 33 μέτρα. Για ε, φανταστεί κανεί ότι είναι. λεπτό, <χαι> γιατί θέλει κάποιο φίλο η θα φύγει από το τσάτ να σε ρωτήσω κάτι. Ε, όμως συμπλήρωσέ μου και πες μου, στο πρόγραμμά σου οικογενειακά πότε σκοπεύεις να έρθει στην Ελλάδα το 19, σκοπεύεις να έρθει το καλοκαίρι ξέρω εγώ Εγώ σκοπεύω, τώρα το ζήτημα είναι ότι είναι 28 του μηνός αν θυμάμαι Απριλίου το Πάσχα και αυτό είναι που αναποδιάζει λίγο γιατί Λάς. το 18 είχαμε φύ, 20... Ήτανε νωρίς το Πάσχα Και ήρθαμε 20... Ωραία. 22 Φύγαμε 23 ήρθαμε στην Ελλάδα Λοιπόν θα, θα βάλεις το πρόγραμμά, πρόγραμμά σου το πάσχα και Αναποδιάζουν το Πάσχα Δεν θέλω να είμαι μέσα στις γιορτές Ωραία θα βάλεις το πρόγραμμά σου Δεν ξέρω πως θα το φτιάξεις Το λέω τώρα στον αέρα Όταν έρθεις στην Ελλάδα Θα, με... θα το ξέρω βέβαια νωρίτερα Και θα άρχισε ένα βράδυ εδώ έστω και μισή ώρα ζωντανά παρέα στον Αλμπέντο βέβαια όχι για να σε γνωρίσουμε όλοι βέβαια θα σε γνωρίσουμε από αέρος να πιούμε και ένα καφέ εννοείται και να δεις και το Μιχάλη και όποιον άλλον θέλεις να το ξέρω από πριν να κανονίσω μία συνάντηση με τους φίλους με την Τζάννη Μόπιον γουστάρει έστω και μία ώρα το βάλει στο πρόγραμμά σου αυτό ε, ε, ε, δεν <ΣΣΣ> μπορώ <ΣΣΣ> να πω ότι αγαπώ περισσότερο τη Μαρία την από το όλοι θα είναι παρέα να σε γνωρίσουν. Ε, είναι όλοι πραγματικά ε, μέσα στην καρδιά μου. Θα κανονίσεις Παρ να και, το ξέρω. Στην καρδιά μου και, <coughs> και παραπάνω Μιχάλη, θα κανονίσεις, το ας, το υπόφωμα, θα με ενημερώσει. Όταν θα έρθω, θα έρθω ή το δεύτερο ή το τρίτο βράδυ, γιατί όταν αφήσω για το τέλος δεν θα το κάνω. Mm. Μόλις έρθω θα το κανονίσω να έρθω να πω μια καλή σπέρα. Να το ξέρω από πριν για yeah. να κανονίσω Αλλά. συνάντηση. Αλλά... Ε, βλέπεις ότι τώρα μιλούμε Με το τηλέφωνο Δυο ώρες μιλούμε δεν ξέρω Έχω χάσει το λογαριασμό παραπάνω. Ε, βλέπεις ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα Να πω ότι άκανε γρήγορα Για να κλείσω ε, Γιατί πληρώνω τηλέφωνο και... Εντάξει Μιχάλη το κατάλαβα Αυτό που θέλω Όσες ώρες θέλεις να μιλήσω Να μιλήσουμε Άκουσε με, άκουσε με δύο πράγματα να... Δύο πράγματα, για αυτό να κάνω και μια ερώτηση για ένα φίλο που θέλει να βγει από το chat Πρώτον, θα με ενημερώσει μέρες πριν, θα οργανώσω εγώ συνάντησαν όλοι οι φίλοι που ακούς και αγαπάς θα κάνουμε ένα τραπέζι θα έρθεις με τη γυναίκα σου να σε γνωρίσουμε από κοντά να τους γνωρίσεις όλους, να βγάλουμε φωτογραφίες να έχεις και εσύ μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία και ανάμνηση από εδώ όταν έρθεις και αν έχεις χρόνο να είσαι live εδώ να σε απολαύσουμε. Ε, καλύτερα το κλείνω Μια ερώτηση από ένα φίλο από Θεσσαλονίκη Λέει να σε ρωτήσω την άποψη Όχι τη δική σου ε, Γιατί κατάλαβα ότι αυτά που λες δεν είναι μόνο δικές σου απόψεις Του κράτους της Κολομβίας α, Για τον Δραμ ποια είναι ε, ε, Για τον Δραμ δεν μπορώ να πω γιατί δεν ξέρω το κράτος επειδή μου δεν έχει πώς λέμε ε, η το κράτος είναι α είναι τώρα ο Ντούκε είναι ο δούκε με τον οποίο δεν ξέρω γιατί, γιατί δεν το ξέρω γιατί όταν ε, ε, λογικά είναι πρέπει να είναι με το μέρος του με το μέρος του, ε, και ο Ντούκε που είναι προάεδρος της δημοκρατίας της ε, Κολογίας, πρέπει να είναι με το τον ட்ራም γιατί Ποιος μπορεί να δαγκώσει χέρι που δεν μπορεί να φιλήσει. Δεν μου λες για τον άλλο τον Βραζιλιάνο που βγήκε στη Βραζιλία το τύπο. Τι γνώμη έχεις. Έχω χαθεί με αυτά ειλικρινά γιατί εγώ γύρισα στις 5 Νοεμβρίου. Ακόμα δεν μπορώ να... δεν έχω εγκληματιστεί τα πράγματα που... Κατάλαβα, κατάλαβα. Για να καταλάβεις. Κάθε φορά που έρχομαι στην Κολομβία... Φεύγω από την Ελλάδα Έρχομαι από την Κολομβία Φεύγω προς την Ελλάδα Με τελείως αδιανές Και όταν γυρίζω πίσω Για πες μου ένα νούμερο με πόσα κιλά γυρίζω Με δύο βαλίτσες γεμάτες Πόσα κιλά Με πόσα κιλά γυρίζω 80% Πληρώνεις υπέρβαρο 200 Έλα τι μάλλες τώρα Μαζεύεις Είχα, ό, ότι ε, όλα αυτά τα πράγματα όταν τα φορά προχτέ πέντε του μηνό, αυτά θέλουν να τακτοποιηθούν. Είμα τώρα τι θα πω, Αναφάω σπορέλαιο ε, αμερικάνικο. Λοιπόν, να πω. Εν πάση γρήγορα, να κόψω κεφάλι. Τρώει τη λιμινιόλαβη. Ε, Τρώ, ε. Μου πιάσανε προχτέ οχτώ κιλά σίκα αερεσότικα. Εκεί είμαι σπασμένο. Η δε γυναίκα μου πέει να ηκραγεί. Α έγινε. Λοιπόν θα μου, κάνεις, θα μου κάνεις Μια αίτηση φιλίας Γιώργος Καρποδίνης ελληνικά στο Face Και επειδή δεν έχω φωτογραφία Στο καρεδάκι έχει κουμπιά Από μια κονσόλα Για να τα λέμε και από το Face Εντάξει Πολύ ευχαριστώ Λοιπόν ε είναι για να έρθω ε... στην Ελλάδα ναι, γιατί όχι, γιατί να μην περάσω να σε δω γιατί να μην με γνωρίσεις γιατί να μην ε, γνωρίσω από κοντά τους ανθρώπους που δεν αγαπώ την Τζάνη δεν την αγαπώ το, το, το, το τι να πω τώρα να, για να, να εκφραστώ τους λατρεύω, Μας... όλους αυτούς τους ανθρώπους τους λατρεύω, να καλά, πολύ λατρεύω είναι αυτό. πραγματικά Έλληνε. για μένα είναι Έλληνε. Να σε καλά, με είναι τιμά προσωπικά, προσωπικά με τιμά αυτό και το λέω εκ μέρους όλων αυτών που εννοεί και τους οποίους θα τους το μεταφέρω στις εκπομπές και πόσο ξέρω ότι θα έχεις και απευθείας τις καλησπέρας τους. Θα σου πω μόνο το εξής, ότι συνδέρωνε η σύζυγος προχτές συγκεκριμένα που είχε στη τη Μαρία και άκουγε η σύζυγός μου η οποία είναι... Έχει την ελληνική εθνικότητα φυσικά, ε. αλλά και είναι πολύ πιο ελληνίδα από πολλού Έλληνε. Βέβαια, με στραβέ τη αλλήθερο εικόνε. Το... Εγώ τα γένια μου, αλλά τέλο πάνω. Κατάλαβα, λέω, ε, κατάλαβα. Είναι... Και εντάξει. άκουγε τι έλεγε, άκουγε τι έλεγε και ενώ στην αρχή πήγε να πει τι είναι αυτά που ακούς γιατί άρχισε να μιλάει με τον. Ε, με τον με το καθηγητή του συνομιλητή της τον ε, πράγματα, και όταν μπήκαν μετά στο κύριο θέμα τον Καλόπουλο το Μιχάλη ήρθε να χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο τι είναι αυτά τα πράγματα γιατί συμβαίνουν αυτά γιατί, τι, τι...". και μετά έπρεπε να καθίσω να της εξηγήσω τι πως και γιατί κλπ, κλπ. Δηλαδή δεν τα δέχεται Η, η Κολουμπιάνα δεν τα δέχεται Σκέψε τώρα εγώ τι γίνεται ε, γι, αυτό, γι' αυτό πήρανε δάνεια Οι Έλληνε να πάρουν σπίτια Για να χτυπάνε τα κεφάλια του στον τείχο ρε Κοίταξε Δεν είχαν τείχο Αυτοί που πήρανε τα δάνεια Βλέπανε σε... το, το τυρίδι, φάκα δεν βλέπανε Α γόρι μου να σε χαρώ Λοιπόν με έχεις παρακινήσει τώρα Και πρέπει να κάνω μια τσάφ Δεν ξέρω πότε Έλα πρώτα και βλέπουμε Θέλω να έρθω να... Εγώ είμαι λίγο χιπάρας, δηλαδή αν έχεις δύο δέντρα στην αυλή θα βάλω μια αιώρα να ράξω. Είναι τέτοιο το στυλ μου, οπότε μια Κολομβία μπορεί να την κάνω, man. Who knows. Κύριε θα ζει στον Παράδεισο, μέσα στον Παράδεισο, πραγματικά μέσα στον Παράδεισο. Το, το αντιλαμβάνομαι. Μα έχει μεταφέρει πάρα πολύ καλά τι εικόνε εκεί σήμερα και όσοι είναι μέσα και ήταν γιατί μερικοί βγήκανε γιατί πάνε για ύπνο. Βέβαια ε, πήγε τώρα η ώρα, πήγε τρει ώρα πάλι. Μα έχει μεταφέρει, ε, είμαστε αλμπέντο κολομπιανά σήμερα. <laughs> και δεν έκανε και μουσικό διάλειμμα. Καθόλου. Και, δε, όλα τα βλέπω. Και, δε, όλα τα βλέπω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν Λέρω, θέλω να το, να λέω το Γιώργα ρε, γιατί. Λέγει ό,τι θες γένει, τι να κάνω. Με τιμά, ευχαριστώ Λέγε ό,τι θες Εγώ κάνω την μπλάκα μου, το κέφ μου και το χόμπ μου Λέρω, Και κάνω θέρω, αυτό θέρω, που μου αρέσει θέρω, Γιατί αυτό είναι το στυλ μου Να έχουμε επικοινωνία Γιατί φροντίσανε ο κόσμος να μην επικοινωνεί Και αυτό είναι όλοι στα φαρμακεία Έχει, αςούμε Σε 300 μέτρα επατησίων Έχει 20 φαρμακεία αυτό εμένα μου λέει κάτι, ένα άλλο δεν το προσέχει. Τα φαρμακεία για να συντηρηθούνε, φωτάνε και νερά τηλέφωνα, θέλουν φράγκα. Άρα κάποιο άρρωστο είναι στην πολυκατοικία, για να μπω εμπο... οι 8 στου 10 με στην πολυκατοικία. Λοιπόν, ξέρουν οι φίλοι, μιλάμε τα ίδια. Λοιπόν, τι θέλω να πω, Αν έχει σκέφτη να κουτσομπολέψουμε, να το πάμε και στου δράκους και στου εξωγήινου, δεν έχω πρόβλημα, αλλά να ρωτήσω του φίλου αν γουστάρουν αυτού που είναι μέσα. Ηδη να κάνει ένα διαλυματάκι να πάρει ανάσα δύο λεπτά. Δεν κλείνω τη γραμμή έτσι για να ε, υπάρχει ένα διάλειμμα. Εντάξει. Αν τώρα ελπίδα χάσω τη γραμμή. Θα σε ξανακαλέσω κάτι να δω για να μην μου τελειώσει και η μπαταρία. Ωραία. Εγώ πριν βάλω τραγούδι, θα σε ρωτήσω τι γουστάρι να σου βάλω να το αφιερώσω. Ό,τι και να ωραία μουσική, ό,τι και να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Θέλει slow, θέλει ροκέ, δεν ξέρω τι ακούσαι εγώ, Μιχάλη. μου ε, το... το ε, ε, Χάρη σε μου ένα ελληνικό, ότι σα αρέσει. Ε, ε, δεν μοιρούσο, δεν μοιρούσο. Δεν μοιρούσο. Εντολ, ε, εντολή θα Τον ήγε χθε και. Δεν μοιρούσο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, μισό λεπτό και θα σου βάλω Ντε μιρούσω, ντε μιρούσω Θα σου βάλω ένα που μου αρέσει πολύ Μισό λεπτό να βρω αυτό που θέλω Γιατί έχει τη σημασία του ε, Πού το γάμω το. Μισό λεπτό Για να δω πιο βρήκα τώρα Λοιπόν, κάτσε κάτσε Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ Και θα βάλω ένα να το το βρήκα, μισό. Κοίτα τι θα σου δώσω τώρα να ακούσεις Α, Πουντο πουντο πουντο πουντο Να μου τεσχωρέσουν οι φίλοι τη τσάκα που κάνω τώρα Α, Α, Για να δω αν είναι το σωστό Μισό λεπτό Μισό ώρες οι για το χάσμα Αυτό είναι. Αυτό είναι για πάρτι σου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE για να ευθυμίσω με είναι το Αρμενάκι σε εκτέλεση Ντέμι Ρούσου και τώρα θα σου βάλω και αυτό μες στο διάλειμμα και μετά θα πούμε μερικά ακόμα το οποίο εζητήθηκε από την Αυστραλία και να ξέρεις ότι σε ακούνε από το Λος Άντζελες από το Χιούστον από την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία Μιχάλη μου Λοιπόν, forever and ever για σου και για τους φίλους από την Αυστραλία που μου το ζήτησαν. <Συσίλια> Στο Μιχάλη το δεμερτζία από τη Μεντεγίν τη Κολομβίας Και από τους φίλους το δεύτερο το Forever and Ever που ζητήσανε Από την Αυστραλία Λοιπόν, Μιχάλη Με ακούς Μιχάλη Μιχάλης Έκλεισε η γραμμή Εάν με ακούς Μιχάλη πάρε για να κλείσουμε και <coughs> να σε καληνυχτήσουμε όσον αφορά την ελληνική ώρα Αφροντοέτη child It's 5 o'clock And I walk Through the empty streets Lots fill my head But still No one speaks to me My mom... Back to the years that have pressed me back. εξηγραμμή μας πήρε ο Μιχάλης από το Μέντεγιν της Κολομβίας Μιχάλη σε άκουμε Εκείνο κάτι δεν μου το ρώτησες Παρακαλώ, μπορεί. Ίσως γιατί ήταν γιατί είναι πολύ προσωπικό και λοιπά και πολλά πράγματα και Σου είπα στο τέλος πέσω ό,τι θες προσωπικά, δεν υπάρχουν τίποτα, τον ήλιο. Πες ό,τι θες Αλλά εκείνο που θέλω είναι αυτό θέλω να ακουστεί Αλλά όχι ως... Δεν με ενδιαφέρει να το πω και δυο και εκατό δυο φορές Αλλά θέλω να ακουστεί σε ώρα που έχει Μεγαλύτερη ακροαματικότητα Για να, για να ακούνε οι άνθρωποι Και να μαθαίνουν ότι τα πράγματα Όπως του τα λένε δεν είναι Είναι πολύ διαφορετικά Δηλαδή Εγώ Ζω εδώ στη Κολομβία αλλά είναι μεταμοσχευμένος ναι. και τη μεταμόσχευση μου την κάνανε στο Μεντεγίν και έχω ακούσει από Έλληνες ότι, ότι δεν μπορεί να, να βάλει να φανταστεί το πιο βρώμικο μυαλό έχω ακούσει Π.χ. με μια αλλά... λέξη <χω> Πολύ, Παραδείγματος χάρη με μια λέξη τι έχεις ακούσει Ότι σκοτώσανε άνθρωπο για να μου δώσουν τον ευρώ Α, ah, ah, κατάλαβα κατάλαβα Εντάξει. Εντάξει Λοιπόν Θα πρέπει να ακούγονται αυτά τα πράγματα ε, Διότι ακούγονται Ακούγονται μόνο τα κακά της χώρας Δεν βγήκε ποτέ να πει κανείς τα κακά να πει τα καλά της χώρας <Ρι> Αλλά βγαίνουν δηλαδή, Ακούγονται στην Ελλάδα Ακούω τον 30 φιλόπουλο Ακούω το... και άλλους δημοσιογράφους Και λέει μη γίνει εδώ τη Κολομβίας Μα η Ελλάδα Είναι χειρότερη <Ρι> <Είναι Ρι> την Κολομβία από την Κολομβία Έτσι, σε, σε πολλά πράγματα Απλά δεν το ξέρει ο κόσμος Και βλέπει αυτό που του δίνουν στην τηλεόραση Μπάλα και κόκα Λοιπόν, ναι <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> <Ρι> Την κόκα όμως σου είπα και στην αρχή ότι την παράγουν οι Κολομπιάνοι οι, οι βλάκες και την χρησιμοποιούν ε, οι έξυπνοι Ευρωπαίοι. Έτσι μπράβο ναι. Μην το ανοίξουμε πάλι. Το είπαμε αυτό. Πάει. Yeah. Λοιπόν. λοιπόν ε, εγώ είμαι μεταμοσχευμένος και πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι από πρώτο χέρι αλλά να υπάρχει ακροαματικότητα μεγάλη για να ξέρουν τι γίνεται εδώ. Γιατί εγώ αν ήμουν στην Ελλάδα νεφρό δεν θα έβλεπα ποτέ. Mm. Και εδώ περίμενα με μία λέξη περίμενα ένα τρομακτικά μεγάλο νούμερο για να βρω νεφρό, 15 μέρες και πλήρωσα ένα αστρονομικό ποσό για να κάνω τη μεταμόσχευση. 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ Αυτό που άκουσες Κυκλοφορεί τόσο χρήμα εκεί Αυτό που άκουσες 1,5 ευρώ όχι. Δηλαδή το χαρτώσιμο πλήρωσες Και βέβαια όχι Δεν μου λες το χαρτώσιμο πλήρωσε μόνο Όχι Αλλά... Πάνω στο κομμωδίνο Πάνω στο κομμωδίνο μου υπήρχε ένα Είχανε βάλει ένα θερμόμετρο Και έπρεπε να πληρώσω να μην το πω Τώρα κάποιο άλλο μπορεί να, πω, να το έλεγε Το τέτοιο, το, το, το, το, το γα Λοιπόν, ναι. το, το γάτο θερμόμετρο έπρεπε να πλήρωσω 1,5 ευρώ για να φύγω από το νοσοκομείο Δεν μου αφήνω να φύγω δεν πλήρωνα το 1,5 ευρώ να πάρω το θερμόμετρο που ήταν πάνω στο αυτό Αυτά ήταν τα λεφτά Είχε και το πλήρωσες Ε, έψαξα, δανείθηκα και τα πλήρωσα ε, Και την εγχείρηση Αυτά που, αυτά που, που μου κάναν εδώ από τη στιγμή που από πριν μπω στην, στην νεμοκάφερση μέχρι, που βγήκα από το τη μεταμόσχευση νεφρού, επειδή... Έπεσε η γραμμή, Μιχάλη μου. Ε, πάρε, πάρε, να μας πεις την τελευταία σου λέξη να το κλείσουμε, γιατί πέφτουν οι μπαταρίες και θα κανονίσεις... Σε μέρα που έχει άνεση, Κυριακή ίσως, να σε βγάλω κάποια στιγμή, έστω και μισή ώρα, στο κοινό μας, να πούμε δύο-τρία πράγματα οσιώδη, μια και γνωριστήκαμε καλύτερα σήμερα και μας παρουσίασες στη... τη... την κατάσταση εκεί πως έχει και τα λοιπά Βάζω ένα τραγουδάκι μέχρι να πάρει ο, ο... ο Μιχάλης για να τον καληνιχτήσουμε. Εγώ μπορώ να μείνω λιγάκι ακόμα έχω πρόβλημα, αλλά από εκεί κάτω η κατάσταση. Πέφτουν τα σύρματα. Sometime... Περιμένω να με καλέσει εφόσον με ακούς για να καληνυχτήσουμε. Μια και πέφτουν οι γραμμέ, ε, Μιχάλη. Από το απότατο παρελθόν αφροντάειται Τσάιλ Μαριζολή με τη φωνάρα που λέγεται Δέμις Ρούσσος Ζολή από την εποχή των Αφροντάιτε Τσάλ 1968-69 παραγωγή γιατί το 70 71 διαλύσανε Λοιπόν είχαμε στον αέρα για πάρα πολύ ώρα σύνδεση κάνουμε ανταποκρίσεις τώρα όχι παίζουμε από την Κολομβία, από το Μεντεγίν με το φίλο μας τον κύριο Μιχάλη Δεμερτζή φανατικό ακροατή και λάτρη των φίλων εδώ των παραγωγών που έρχονται και Λέμε διάφορα κάθε τόσο Νάτος Μισό λεπτάκι. Έλα Μιχάλη Με ακούς Με ακούς Μιχάλη Ξαναπάρε Ξαναπάρε Δεν σε ακούω Ξαναπάρε Λοιπόν να το ρωτήσω Uh, ωραία ερώτηση όλη αυτή Ποιη Ινδιάνοι είναι η γηγενής εκεί Πολύ ωραία ερώτηση Θα τον ρωτήσω Και για να μην βγούμε από το κλίμα Θα βρω ένα έτσι σλόγκο μάτι να βάλω μην βάλω τώρα Ροκές δεν είναι ώρα Θα βάλουμε αυτό εδώ Μέχρι να μας πάρει ο Μιχάλης να τον καλή Λοιπόν έχουμε το Μιχάλη, το Δεμερτζή, το φίλο μας από το Μεντεγίν τη Κολομβίας στον αέρα Μιχάλη έχει έρθει μια ερώτηση από το Χιούστον από το φίλο μου τον Οδυσσέα Και λέει να σε ρωτήσω ποιοι οι Ινδιάνοι είναι γηγενείς εκεί Οι γηγενείς είναι η Τσίτσα Τσίτσα Και έχει και άλλες φίλες Ναι έχει και άλλες φιλές mm. Αλλά εδώ οι Βιάνοι Έχουν έβρεση στη Βουλή μέσα ναι. ε, Έχουν δικούς τους Ραδιοφωνικούς τασμούς Έχουν ε, Σχολεία Έχουν τηλεοράσεις ε, Έχουν φωνή Έχουν φωνή Δεν τους ξυρίσαν όλους φωνή. εκεί Δεν τους ξηρίσαν όλους όπως έγινε Στην Αμερική όταν ε, Φτάσαν οι Κοκυσταδόρες δηλαδή Εκεί που παραδόθηκαν στους κοκκισταδόρες είναι, που ξέρω, είναι, ε, είναι στο Περού. Στο Περού, ναι. Στο Περού ε, παραδοθήκαν ψυχή και σώμα τι, τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ναι, εδώ α, είμαστε. Και... Αλλά, εδώ στη Ιδιάνη, αλλά εδώ στην Κολομβία δεν... Ε, δεν, ε, δεν παραδόθηκαν και γι' αυτό το λόγο έφεραν πάρα πολλούς ε, Αφρικανούς για να τους κάνουν τις δουλειές, γιατί οι Ινδιάνοι δεν δεχόταν να τους γίνουν δούλοι. Ναι, δεν μου λες τα σαράντα. 40... και έφεραν, έφεραν τους Αφρικάνους για να τους κάνουν τους δούλους. Βέβαια και αυτοί ε, πολλοί φύγαν από τις μεγάλες πόλει και, mm -hmm. και λόγω του κρύου κλπ και, και πήγαν και ζούσαν σε παραλιακές πόλει. Και τώρα όλες οι παραλιακές, οι πόλεις που δεν είναι τίποτα καμιά σπουδαία, καμιά ναι, ε, από τη μεριά του ειρηνικού, ναι. εκεί ζουν πάρα πολύ Αφρικάνοι. Ε, Αφρικάνοι ζουν βέβαια και ε, σε όλο το κράτο. Ναι. αλλά οι περισσότεροι έχουν πάει εκεί κάτω, στη... Οι σαφές Πορα... του ειρηνικού και του ατλαντικού Δεν μου λες να ρωτήσω κάτι για να έχουμε μια τάξη μεγέθουση Το κράτος είπες είναι γύρω στα 40 εκατομμυρία 48 50 πες Οι Ινδιάνοι λοιπόν οι γηγενεί ανεξαρτήτως φυλών σαν σύνολο Σε τι πληθυσμιακό μέγεθος αντιστοιχούν ε? Δεν μπορώ να το πω αυτό ε, ε, ε, Ένα, ένα κατεκτήμηση Αυτό πρέπει να είναι, να είναι σίγουρο Κατεκτήμηση Μπορώ να κάνω μια ερώτηση αν ξέρει η σύζυγος Αλλά Μια εκτίμηση ε, με ε, εκείνο, εκείνο που θέλω να πω ναι. Είναι ότι, ναι αυτό θα το ρωτήσω Αλλά να μου επιτρέψει να πω κάτι άλλο πριν Παρακαλώ Ότι ε, Εδώ είναι είναι η Λεύτική, θα πω εμεί εσύ εγώ, οι Ισπανί τέλο πάντων, ναι. ε, είναι οι Ινδιάνοι, είναι οι Αφρικάνοι και είναι και το κράμα όλων αυτών. Μπράβο. Όταν δει δηλαδή έναν άνθρωπο, λε ότι αυτό εδώ φαίνεται να έχει, ε, ξέρω εγώ, ένα τόσο τα εκατό. Λευκό, τόσο τα 100 Νέγρικο, τόσο τα 100 Ιθαγενές DNA Αυτό το κρεόλ που λέμε Έχει περισσότερο Ινδιάνικο ή Περισσότερο Αφρικάνικο ή περισσότερο Ισπανικό Γιατί τώρα Τι Ισπανί τι είναι Όλοι οι Μπαρκελονέζοι Που ήρθαν εδώ ο, τι ήτανε, δεν ήταν Έλληνες και τι ήτανε, Κογκολέζι Ναι, ναι, δεν μου λες τώρα που είπες Έλληνες Πόσους Έλληνες μπορεί να έχει το κράτος ολόκληρο Μια εκτίμηση θέλουμε, ας είναι τέσσερι Λέμε τώρα για να τα ακούσουμε από σένα Κανεί δεν ξέρει Διότι Ε Υπάρχουν σύλλογοι Είμαστε υπάρχουνε... Διότι είμαστε Έλληνες ναι κατάλαβα το πιάσα Διότι είμαστε Έλληνες Όταν ένα. βγω στο παράθυρό μου το πίσω Και πετάξω πέτρα Θα χτυπήσει πάνω σε ελληνικό παράθυρο Ναι Θα χτυπήσει πάνω σε ελληνικό παράθυρο Δεν μου λες παιδιά έχεις Μιχάλη κάλεσα, Τους κάλεσα ορίστε τι είπες. Ολοκλήρωσε και θα σου ερωτήσω Αν έχει παιδιά είναι η ερώτηση oh, Μια κόρη ζει στην Ελλάδα ah. ε, Τίποτα άλλο ε, Τους κάλεσα υπόψη ότι σου είπα προηγουμένως Ότι εγώ που βάλω 200 κιλά Πράγματα Τρόφιμα από την Ελλάδα να. Δεν θα φέρουν τα τρόφιμα για να τα βάζω στο ντυλάπι μου Και να τα πουλήσουν. Τα βάζουν στο ντυλάπι μου Για να, για να τα Σωστό. Δηλαδή αν ανοίξω το ψυγείο μου Αν κάνω αν κάνουμε βιντεοκλίσσα ας ανοίξω το ψυγείο να δεις μέσα στο ψυγείο ότι έχω 25 κιλά τυρί Βαλιέρα, ε... λαδοτύρι, ελληνικά καθηκίσια ε... και δεν ξέρω τι και λοιπόν, και λοιπά και λοιπά Ελληνικά πράγματα λοιπόν, ε... ήρθανε μια φορά, τους κάλεσα μία φορά που μου, δύο φορές ήρθανε, φάγανε από ντολμαδάκια από γυαλαντίδες, από γουγιάντε γύρα, από ε, μπακλαβάρες και κοπεχάινι και τρίγωνα και, και, και, και εκμεκ κανταήφι το αυθεντικό όχι αυτό το μαγειμό που φτιάχνουν στην Ελλάδα και το ονομάζουν εκμεκ Το εκμεκ το, το το πραγματικό. Ναι. Ε, εκμεκ κανταήφι λέω, εκμεκ ε, ε, γλυκό είναι, είναι με, με ένα, δεν γίνεται με κανταήφι, γίνεται αλλιώς. Με, με τσουρέκι. Ναι. μπαίνει κρέμα από πάνω. Και αν θέλει να βάλει, Γιατί εγώ μαγειρεύω πολύ. Και κάνω πολλά και Ασχολούμαι πολύ με αυτό το θέμα. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Τι να κάνω. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, ε, του κάλεσα μια φορά, του κάλεσα 2, 5, 10. Ε, άντε. Στο τέλο, ε, ε, δεν με καλέσαν ποτέ. Για να πάμε να. Όχι να πάω στου πίστε φυσικά. Όχι. Ένα σύλλογο ρε παιδί μου κάτι. Και τώρα να πιούμε ένα καφέ έξω. Να πιούμε με ένα ποτήρι νερό Εγώ δεν τρώω, δεν δίνω έξε Γιατί ε, με έχει κολλήσει αυτός ο άντιμος Ο φίλος του Γρηγορίου Τι να κάνει <laughs> Αυτό το παλιάφριο <laughs> <laughs> Δεν μου λες Αυτό το, το, το σφάλμα που κάνουν οι Έλληνες Δηλαδή δεν υπάρχει ένα σύλλογο εκεί Να υπάρχει έτσι Για τις καλημέρες ρε παιδί μου Δεν λέμε να κρατάμε τα έθιμα Τις καλημέρες να βρισκώσετε Δεν υπάρχει ένα σύλλογο. Γιατί το υπονοούμενο ε, το πιάσε Είναι μια, είναι μια καλή Ελληνίδα στην Μποκοτά η οποία προσπαθεί ε, να κάνει και να ρίξει και να ράνει Αλλά ε, εκεί επειδή είναι τόσο πολλοί οι Έλληνες κάτι γίνεται Εδώ Μα... όμως δεν γίνεται τίποτα Ωραία ξέρεις τι θέλω μια και έχουμε επικοινωνία και τα λέμε και νιώθουμε πάρα πολύ οικία μαζί σου να μάθεις νέα από αυτή νέα που έχει μια επικοινωνία από ό,τι αντιλαμβάνομαι και μια στο τόσο, μια φορά το μήνα, να βγαίνει μισή ώρα να μας λες παιδί μου ανταποκρίσει από εκεί τα νέα, να λέμε και εμείς από εδώ. Εγώ ήμουν άσχετο και έγινα φαν τη δημοκρατίας του διαδικτύου μέχρι να το κλείσουν και αυτό. Μάλλον να το ελέγχουν στον βαθμό που εννοούμε. Ε, αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι συγκινητικό να έχουμε ένα τόξο ώρας, ε, 15 και πάνω ώρες από την Λατινική Αμερική και από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία από τη μια μεριά ξημερώνει, από την άλλη νυχτώνει. εδώ είναι μεσάνυχτα δηλαδή είναι συγκινητικό 16 αυτό. ώρες, 16-18 ώρες Είναι συγκινητικό, είναι κόσμος μέσα από την Κύπρο, από την Ελλάδα, από τα Βαλκάνια από τη Γερμανία, από την Αγγλία, από την Ολλανδία μέσα. Απ τη, απ τη, ε, αν υπολογίσει από την Λοσάντζελες Μέχρι την Αυστραλία πρέπει να είναι γύρω στις 20 ώρες. Ναι, διαφορά. γιατί η Αμερική έχει 4 ώρες διαφορά από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Ναι, ε, αυτό δεν λέω. Ναι, αυτό λέω και ε, εγώ. Δηλαδή, εγώ έχω 7, 7 και 4, 11 ώρες. 11 και 8, 19 ώρες. Έτσι. Περίπου. 20... Περίπου 19 ώρες είναι. Ένα 24-ωρο διαφορά και είμαστε όλοι εδώ τώρα συντονισμένοι. Είναι απίστευτο αυτό ε, λοιπόν, που συμβαίνει με την τεχνολογία πλέον. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως, βρήκα έναν άνθρωπο και μου μίλησε μέσα από τη ζούγκλα ναι. τη Κολομβίας ναι. και έκτοτε όσες φορές τον ξανατηλεφώνησα δεν απάντησε ποτέ το τηλεφώνημά μου. Ποτέ. Ε, μπορείς να το ερμηνεύσεις αυτό για ποιο λόγο, όχι. Βεβαίω. <championships> Έλληνας. Αυτό είναι ο Έλληνα. Α, κατάλαβα, εντάξει, εντάξει. Εμείς όμως είμαστε εναντίον αυτής τη αντίληψη όπως έχει καταλάβει, Μιχάλη. Γι' αυτό έχουμε τρει ώρες στον ε, αέρα και γι' αυτό ε, αλλά, είναι στιμένος κόσμος και σε ακούει. Δεις, κοίταξε να δεις, μας σου λέω καλημέρα και να μην μου επανα... Δηλαδή, σε κάλεσα μία, δύο, πέντε, δέκα, Ήρθε σε έφαγες με, με το φίλο σου, με τη γυναίκα σου. Δεν είναι το... Σε καλό, δεν σε κάλεσα δέκα φορές, δεν με κάλεσες καμία, όχι να πάμε στο σπίτι του, αλλά να πάμε να πιούμε ένα καφέ έξω. Ο ναι. ε, πάλι αυτός με πήρε τηλέφωνο, ναι. κάπως έτσι, ναι, κατάλαβα τι ε, λέω άστο, γιατί έλεγε και η μάνα μου... Δηλαδή τι θέλει, να σου το πει κατά μουτρα. Ναι, άμα Και δεν κολλά τα χνότα Άμα δεν τα χνότα που λέμε είπε. Ναι, άμα δεν κολλά τα χνότα Άστο Εδώ Το κακό που έχω εγώ εδώ, εδώ Που ζω ναι. τώρα στο Μεντεγίν Είναι ότι δεν έχω φίλους, δεν έχω παρέες, δεν έχω τίποτα Δεν ο Λέ, Λέω... άλλος δεν μιλάει ισπανικά, τι να τα κάνω Λέει ισπανικά, τι να τα κάνω Έχεις τον Αλμπέντο Ε, ναι, ναι, αλλά δεν κάνω πλάκα, το ε, εννοώ. Ε, μου, όταν ζούσα στην Ποκοτά είχα φίλους, εκεί βγαίναμε, ε, μπαίναμε, κάτι κάναμε, ε, κάτι οργανώναμε. Α, με πήρε τηλέφωνο, ε, μιλούσα σήμερα το πριν με το φίλο μου, λέει κάλεσα ε, τους δύο τους γιατρούς, το, τους τρεις γιατρούς, τον άλλο, τον τάδε, τον τάδε, ο άλλος είναι στο νοσοκομείο, ένα φίλος μα, είναι στο νοσοκομείο ε, σε ένα γιατί ήταν αυτός στο νοσοκομείο Και δεν την στο σπίτι για να καθίσουν όλοι Να, να κάνουν την παρέα του να βγουν το κρασί του. Ωραία Να σου ερώτησω κάτι Αλλά εδώ δεν έχω τα Τι σε κρατάει στο Μεντεγίν λοιπόν Και δεν μπας στην Ποκοτά που τη γνωρίζεις Και έχει ζήσει εκεί Η ερώτηση είναι τώρα ρητορική και απαντάς όπως θες ε, σε, σχέση ρητορική, σε, σε σχέση Σε η... με η... τις Πόληση, παρέες Και ίδια, τη μοναξιά οτι... και τους φίλους ε... Το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι έχω τους γιατρούς μου δίπλα μου. Α, το μάλιστα. Το πρώτο και το κυριότερο. Όταν μιλώ δε για γιατρούς, όταν πάω τώρα μεθαύριο έχω ραντεβού μαζί τους, όταν πάω στο νοσοκομείο και τους δω και με δουν, έρχεται να του πιάσω, να του αγκαλιάσω, να του δείξω μέχρι μάχους κάτω. Μάλιστα. Και αυτό που αισθάνομαι εγώ, αισθάνονται και αυτοί για μένα. Ναι. Μια φίλη εδώ η Χριστίνα. Το δεύτερο, το δεύτερο είναι ότι ε, εδώ είμαι στα 1500 μέτρα, ενώ στην Ποκοτά θα είμαι στα 2700. Αγα, και αυτό ενοχλεί το, το θέμα που έχει. Ε, αυτό ενοχλεί ότι δεν, τα φάρμακα που παίρνω με το ύψο δεν με να κοιμηθώ τη νύχτα. Δηλαδή στην Εναι. Ελλάδα πίνω κάθε, κάθε μέρα, σηκώνουμε και πίνω ένα ε, Αμερικάνικο καφέ, έναν ένα Αμερικάνο, έχω εσπερισχέρα στο σπίτι μου κολουμπιάνικο καφέ που όταν το βγει πεθαμένο θα είναι αυτό μου πίνω έτσι όπω το πίνω και όταν το κάνει μέσα σε επαγγελματική καφετιέρα άστο αυτό που γιώνεται, δεν, δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα και εμ, ενώ όταν είμαι εδώ πίνω μια φορά στι 10 μέρες πιν, α, τώρα είμαι εδώ σχεδόν 10 μέρες, δεν έχω πει ούτε ένα καφέ γιατί αν πιο ο καθένα, τότε δεν μπορώ να κοιμηθεί. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Χριστίνα, να μα πει και ε, την περιοχή σου. Μα ακού δύο λεπτά. Αυτή είναι οι λόγοι που, που με κάνουν να μένω εδώ και δεν πάω στην Ποκοτά. Οκ. Okay. Λοιπόν, άκουσε με δύο λεπτά. Η Μποκοτά έχει κρύο. Δεν αστείωται. Κρύο. Όταν μιλόταν, λένε για κρύο, κρύο. Τέτοια ώρα αυτή τη στιγμή η είχε 8 βαθμούς Κελσίου. Και, και εσύ έχει πόσο τώρα, ε, Έξω. Μ... Τώρα εγώ δε, έξω δεν πρέπει να είναι κάτω από 18 σε καμία περίπτωση. Ναι, δεν μιλάμε για το σπίτι, ή το, το περιβάλλον έξω. Ναι. Λοιπόν, yeah, άκουσε με. Το περιβάλλον με... δεν είπα. το σπίτι μέσα έχει 26 βαθμού. Εγώ yeah. είμαι τώρα με το παρελθόν και με το σολθάκι. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν. Αλλά έξω από το σπίτι πρέπει να είναι 18-19 βαθμοί. Okay, και λοιπόν. μέσα στο σπίτι μη φανταστεί κανεί ότι έχουν καλοριφέρει τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μια κατάθεση εδώ μια φίλη και τη ρωτάω να. Α, Αθήνα, εντάξει. Λοιπόν. Μια φίλη η Χριστίνα λέει Μπράβο σου γενικά Λείπουν τέτοιοι Έλληνες Από την Ελλάδα και χαίρεσαι να τον ακούς Αυτό αφορά εσένα από μια φίλη Που είναι συντονισμένη και σε ακούει από την αρχή Την υπέρ ευχαριστώ Έτσι. Την υπέρ ευχαριστώ όμως αυτό Που ακούω Με λυθεί Ναι το Θέλω καταλαβαίνω Και με λυπή. Το καταλαβαίνω ναι Γέρομαι για την κολακία με λυπή όμως σαν, σαν, σαν άνθρωπο, σαν Έλληνα. Όχι δεν είναι κολακία, ε, ε, εκφράζει την πραγματικότητα την οποία σπράττω μόλι και πρώτος εγώ που σε έχω και στα αυτιά μου στα ακουστικά και εδώ οφείλω να εξομολογηθώ κάτι τώρα γιατί μου δίνεται η ευκαιρία μέσω της, ερω... της κατάθεσης που έκανε ο φίλος μας η οποία είναι από την Αθήνα όπως μας λέει για να ξέρει πια όπου είναι. Ε, yeah. Ο στόχος Ο δικός μου Γιατί έχω μια άλλη κοσμοαθέαση Εγώ στη ζωή μου Από πιτσιρικάς Και δεν με έβγαλε στα βράχια Το αντίθετο ε, Να μην το αναλύσουμε τώρα Είναι, αυγά, είναι αυτή Και το κάνω 24 ώρε Στο 24 προσπάθεια Από τον Αλμπέντο Επειδή έχω την ευκαιρία να επικοινωνούμε Λόγω του, του διαδικτύου και της τεχνολογίας Με όλο τον πλανήτη κάθε μέρα να είναι παρέα οι άνθρωποι Δεν μιλάω για τι στενές παρέες Τους φίλους γενικά Από τον πλανήτη να μπορούμε να επικοινωνούμε Μια και έχουμε οι ίδιες συμπλήν ας πούμε Αντιλήψεις και ενδιαφέροντα Δηλαδή ενώ επικοινωνούμε Από το ένα άκρο του, του Σύμπαντος τώρα μέχρι το άλλο Μου λες εσύ Ότι δεν σε παίρνει ο άλλος ο Ελληνάρας Τηλέφωνο ο Μαλάκας Να σου πει τι κάνεις Μιχάλη και εμεί έχουμε τρει ώρε στον αέρα και δεν θέλουμε να κλείσουμε. Δηλαδή, πια είναι η διαφορά τώρα, Ναι. Εγώ έχω ειδοποιήσει όλου του φίλου μου ότι έπαφσα να είμαι χριστιανό. Δεν θέλω να ακούω το θέμα αυτό και δεν γιορτάζω. Όλοι με πήραν τηλέφωνο για να μου πούν προχθέ χρόνια πολλά. Αυτοί δεν με πήραν ούτε καλημέρα. Λοιπόν, α το αφήσουμε, μην κλείσουμε στεναχωρά. Εγώ θέλω να σε. Απεγκλωβίσω σήμερα. Μπορώ να κάτσω μέχρι αύριο, μιλάμε για να μαζέψουμε την εκπομπή. Θα την παίξω επανάληψη. Ε, αύριο δεν θέλω να την παίξω, που έχω χρόνο. Θα παίξω το Γιώργο από τη Λίμνο και τον Όμηρο από το Λαύριο. Θα τη διαφημίσω από την Κυριακή τη συγκεκριμένη εκπομπή σήμερα, που ήταν έκτακτη και τελικά κάτι μου είπε. Είναι καμιά φορά αυτά τα ενστικτόδη να κατέβω να κάνω. Έχω πολύ καιρό να κάνω ένα του φίλου. Και κοίτα πως εξελίχθηκε σε μια καταπληκτική εκπομπή και μάθαμε τόσα πράγματα και σε γνωρίσαμε καλύτερα, νιώθουμε φιλικά μαζί σου, το ξέρεις, το καντιλαμβάνες, το εισπράτης. Θα τη βάλω επαναλήψεις, το λέω από τώρα, το άλλο Σάββατο στις 8. Ελλάδος ώρα, για να κάτσει να ακούσεις και εσύ με την ησυχία σου. Και να την καταγράψει να την γράψεις. Να την ηχογραφήσεις, γιατί δεν ξέρω πότε θα την ανεβάσω στο files. Να την έχεις στο αρχείο σου έτσι ένα σουβενίρ της κουβέντας που είχαμε σήμερα στον Άλβεντο. Να είστε καλά φίλε, να είστε καλά. Εντάξει, σε καλά. Όσο Όταν θα έρθω στην Ελλάδα, το, το υπόσχομαι ε, να φέρω τα εργαλεία, να καθίσουμε να φτιάξουμε ένα καφέ, να πιούμε ένα... Κολομπιάνο. Ε, Κολομπιάνο, ε, Κολομπιάνο, ναι. Φυσικά, που <laughs> λοιπόν ε, Θα βάλω τραγούδι εξόδου Θέλω να σε ευχαριστήσω Το χάρηκα πάρα πολύ σήμερα Όπως και οι φίλοι είναι πάρα πολύ φίλοι Ακόμα μέσα Μερικοί βγήκανε γιατί το προέχνουν δουλειές Και να είμαστε σε συχνή επαφή Μια και μας ακούς Οπότε πιάνεις τα μηνύματα Ακούς την τζάνη, ακούς τον Μιχάλη Οπότε όποτε θέλει κάτι τα τηλέφωνα εδώ είναι στη διάθεσή σου και όλη η παρέα γιατί τα τηλέφωνα τα έχω ε... τώρα είσαι και το ναι, σταθερό δηλαδή, και είσαι καλά Θα ε, ε, σώδερο, λοιπόν να μας φτιάξει και να εκμέκλε οι φίλοι μας εδώ <laughs> αφού είπες ότι μαγειρεύει, την πάτησε τώρα λοιπόν Λοιπόν, να κάνω δεν γιατί τώρα μου να κάνω. Η φιλοσοφία του Αλμπέντο που έχει επιτευχθεί γι' αυτό εγώ είμαι ικανοποιημένο και είμαι εδώ 24 ώρες είτε στον αέρα είτε κάνω διάφορα, είναι αυτό. Να επικοινωνούμε από το ένα άκρο του σύμπαντο, του γίνονται σύμπαν, το άλλο, οι Ελληνάρες και να μπορούμε να συνεννοούμεθα αυτό έχει επιτευχθεί και είναι συγκινητικό. Ξεκίνησε ο Αλμπέντο με δέκα... Το πρόβλημα 10... ότι εγώ με σένα ναι. και εσύ με εμένα, ναι. εμείς οι δυο, θα βρίσκουμε. Ναι. Το πρόβλημα, το ερώτημα είναι με εμά του Έλληνε πώς θα τα βρούμε με τους άλλους Έλληνε. Ε, να σου πω κάτι τώρα που δεν είναι εγωιστικό και πθετικό να πάνε να χεστούνε Εμείς θα τα βρούμε με αυτούς που μπορούμε να τα βρούμε Έχω φίλους λατρεμένου εγώ στην Αυστραλία Που δεν του έχω δει στη ζωή μου Σε live version εννοώ Ας προσέχανε Αυτοί ψηφίζανε Δεν ψηφίζανε. Δέκα κοπρόσκυλα Δέκα και Μας έχουν καθίσει στην πλάτη Σαν την Μπούρια και μας ρουφάνε Μιχάλη άξονα να από, από διοικητέ του πλανήτη γίναμε καρπαζοείς πράκτορες του πλανήτη Μιχάλη άκουσε με επειδή αντιλαμβάνεσαι τι λέμε και εμείς αντιλαμβανόμαστε τι λες λοιπόν ας προσέχανε εγώ βρίζω κάθε μέρα τον νεοπλουτικό Έλληνα 35 χρόνια έχω κόψει παρτίδες με συγγενείς πρώτου βαθμού με φίλους από κοντά παντελνά γιατί πιαστήκανε μαλάκες και τώρα έρχονται και μου λένε Γιώργο τι έγινε που να ξέρω ρε, φίλε τι έγινε κοπάνα το κεφάλι στον τοίχο τώρα Είδε στο τυρί δεν είδε στη φάκα και με βρίζανε σκαιότατα δεν έχω προβλήματα ψυχολογικά εγώ που με βρίζανε αλλά τώρα έχουνε αυτοί που την πατήσανε η υπόθεση είναι ότι. Κάνανε αυτό που ε, είπε. Γιώργη χάσαμε την Ελλάδα τα χέρια μα με λίγα λόγια. Αυτή είναι η ιστορία. Εγώ δεν φταίω. Κοιμάμαι το βράδυ, έχω τη συνείδηση μου ίσχυε. Είτε φταίει ο άλλο ο φίλος ή φίλοι από την Αυστραλία από εδώ, από εκεί δεν φταίνε. Κάποιοι. Αυτοί που φταίνουν α πληρώσουν το μάρμαρο, α τυπάνουν το κεφάλι στον τοίχο. Πήγανε και δανειστήκανε για να πάνε στη Μύκονο να πάρουν διαμερίσματα. Έχω φίλου εγώ. Στο λέω τώρα γιατί το ανέφερες πριν για τους δικούς σου Δώσανε τρία εκατομμύρια Για να κάνουνε σπίτι Και τους λέω ρε μαλάκα Γιατί δεν το κάνες με ένα και να έχεις τα λαδίω στην τσέπη Πήγαινε ξύλωσε τώρα Τα ακριβά παρκέ Πούλα τα να φας Και δεν έχουνε τσιγάρα να καπνίσουν Τώρα μιλάμε αυτή τη στιγμή που, στο... που μιλάμε Είμαι τσαντισμένος με αυτούς Είναι φίλοι μου κολλητοί παιδιώθεν Και κατ' επέκταση Πάει παντού. Πως βγαίνανε αυτοί τότε, το χουντίνι εγώ τον έβγαλα το, το, Τους μάχους αυτούς όλους Τους σωτήρες Οχτώ χρόνια σημίτης τον έβγαλε ποιος εγώ Πού είναι τα λεφτά του χρηματιστηρίου Και ακόμα παραμυθιάζονται Καλά να πάθουνε Καλά να πάθουνε Εγώ το ξέρα το έργο Και σου είπα Και σου είπα για να το κλείσουμε ότι όπως είπες με επιλογή σου είσαι εκεί και εγώ με επιλογή μου είμαι στην Ελλάδα. Μπορούσα να είμαι σε πέντε σημεία του πλανήτη τώρα που μιλάμε αύριο το μεσημέρι. Και να μην αγχώνομαι, να μην είμαι στόχος, να μην κινδυνεύω και να το ξύνω. Είμαι επιλογή σε, μου είμαι πετάξει, εδώ. να σε ή έπρεπε να, έπρεπε ή, να, να το πω και Ή έπρεπε να έρθω εδώ και να ζήσω ή έπρεπε να μείνω στην Ελλάδα και να, να πεθάνω. Και να πεθάνεις έτσι. Ε, Εντάξει, προτίμησα να έρθω εδώ και να δίσω. Σωστό. Ε, δεν παίρνω μέσα σε λεπτομέρειε. Δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε σελήθει και καταλαβαίνω εγώ ότι πρέπει να έχει και πολύ δυνατό και καλό και άνθρωπο δίπλα σου. Αλλιώ δεν θα κάνεις τέτοιε κινήσεις Φυσικά, φυσικά, ναι, αυτό και... αυτό δεν το... σε ανθρώπου που σκέπτονται και ξέρω τι λέω και με ακούνε και ξέρω και πού με ακούνε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτά είναι αυτονόητα. Αλφα, β, γ, δελτα είναι η ζωή. Απλά πραγματάκια είναι. Όλοι οι άλλοι παραμυθιαστήκανε, παραμυθιαστήκανε και περιμένανε τον κάθε χυψη ομέγα να του σώσει. Ας προσέχανε. Ας προσέχανε. Τα 45, τα στα κόμματα δεν τα δίνα εγώ. Όλοι γλύφανε σόλες. Ξέρω, άνθρωπο, φίλο μου, έδινε τη γυναίκα του σε υπουργό για να, του, να τον διορίσει. Λοιπόν, χαίρεσαι με, μην αρχίσω τώρα πάλι. Λοιπόν, θέλαν oh. όλοι να βουλευτούν στο δημόσιο να τα παίρνουν, α κάτσουν τώρα στο δάχτυλο απάνω. Λοιπόν, χάρηκα που τα πάμε, είμαι ευτυχή. εγώ, φίλο μου, και εγώ άρασε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα σε όλου που μα ακούνε. Λοιπόν. Καλό βράδυ, καλή ημέρα όπου και αν βρίσκονται πάνω στον πλανήτη και ό,τι το καλύτερο σε όλους μας. Να είσαι πάντα καλά. Ξέρω ότι είσαι κοντά και όποτε θες έστω και για τρία λεπτά να κάνεις παρέμβαση σε όποια εκπομπή γουστάρεις τα τηλέφωνα είσαι σταθερά τώρα είναι ανοιχτά για πάρτι σου. Να, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. το Ευχαριστώ. Το ευχαριστώ. ευχαριστώ. Φιλιά σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι Και να είσαι πάντα υγιής και δυνατός Σε ευχαριστώ πολύ Σε ευχαριστώ τη... Παρομοίως αντέχουμε Και τους χαιρετισμούς μας από όλους Έχεις χαιρετίσματα από όλα τα σημεία που μας ακούνε Και στη γυναίκα σου Θα τα μεταφέρω οπωσδήποτε Να σε καλά, καλό βράδυ Φιλιά, καλό βράδυ, καλό βράδυ Λοιπόν, μια εξαιρετική βραδιά τελικά εξελίχθηκε σήμερα αγαπητοί φίλοι Εξαιρετική ε, Λόγω και της ναυτιλίας εγώ έχω μια εμπειρία. Ένιωθα ε, σαν να είμαι έξω από το σπίτι του στην αυλή του Και συζητάγαμε έτσι ένιωθα όσες ώρες είναι στον άρα Είδατε τώρα, τρεις ώρες και βάλαμε δύο τραγούδια Μόνο και μόνο επειδή έπεσε το σήμα. Τελικά εξελίχθηκε σε μια καταπληκτική εκπομπή, συλλεκτική θα έλεγα. Αλμπέντο Κολομπιανά. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του φίλου που είναι μέσα, ακόμα από την Αμερική, τον Οδυσσέα. Το Μιχάλη που μας ακούει από τη Γερμανία, από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από την Αυστραλία. Ε, αύριο θα βάλω επανάληψη 8 η ώρα, το Γιώργο από τη Λίμνο και μετά θα ακολουθήσει ο Όμηρος. Δηλαδή οι εκπομπές 5η θα παιχτούν επανάληψη και την Κυριακή. Μηνάτση Κριτζής εδώ, ε, Κριτομινοϊκός πολιτισμός, γραμμική αβ Δίσκο Φεστού και τα λοιπά, ένα από του τρει-τέσσερι επιστήμονε ειδικού στο αντικείμενο το οποίο προανέφερα, λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία σήμερα εξαιτία του Μιχάλη του Δεμερτζή, του φίλου μα το Μεντεγίνη τη Κολομβία. Και μην ξεχνάτε να στηρίζετε τον Αλμπέντο, γιατί και ο Αλμπέντο είναι εδώ. Και όλοι μαζί έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα κόντρα σε όλα αυτά που είπαμε εδώ με το φίλο προηγουμένω στις κουταμάρες του Έλληνα στο μυαλό που έχει ενώ οι άλλοι είναι μαζί πετό εμείς τρογόμαστε και τουλάχιστον το πείραμα που έκανα εγώ από το 14 στα κομμάτια που το είχα στο μυαλό μου έχει επιτύχει λοιπόν, καλό βράδυ να έχετε όλοι καλό ξημέρωμα μάλλον